Αστυνομική λογοτεχνία στο τρίτο πρόγραμμα Ιστορίες φαντασίας, τρόμου, εκδίκησης και φόρου, ιστορίες μυστηρίου Συναντήσεις με τον Αρσέν Λουπέν Η κούφια βελόνα Του Μωρίς Λεμπλάν σερά που οι η Ιθόπη, αστεριάδου, Γιώργος Κυριακίδης, Σοφία Κακαρελίδου, Μανόλης Βαμβακούση, Μπάπης Σαλατζάς, Χρήστος Τσιλογιάννης, Γιώργος Τσιδήμης, Σπύρος Μαβίδης, αφιγητής ο Κώστας Σιμενός. Φανή Σιώρι. Μουσική επιμέλεια Άλκη Παπαδόπουλος, Παραγωγή Νέλα Δουτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία Θανάση Προυτζόπουλος. φογκράστηκε προσεκτικά ο θόρυβος ακούστηκε ξανά επαναλήφθηκε δυο φορές αρκετά καθαρός για να ξεχωρίζει από τους άλλους συγκεκριμένους τορύβους που αποτελούσαν τη μεγάλη μυθερμή σιωπή αλλά και τόσο αδύναμος ώστε δεν μπορούσε να πει αν ήταν κοντινός ή όχι αν ερχόταν μέσα από τον ίδιο τον απέραντο πύργο ή απ' έξω, από τα διαπέραστα σκοτάδια του πάρκου σηκώθηκε σιγά σιγά το παράθυρό τη ήταν μισ Άνοιξε τα παραθυρόφυλλα. Στο φως τη Ελλάδη διέκνε το ήρεμο τοπίο, Πρασιές και σύνδεντρα. Ανάμεσά τους διαγράφονταν τα ερήπια του παλαιού Αβαϊού. Χλιδαρέσκορπιε συλλέτε, σπασμένε κολώνε, κομματισμένε αψίδε, ο σκελετό μιας στοάς Λίγο πουσι κοιμάτιζε Γλιστρούσε ανάμεσα στα γυμνά και τα κλαδιά των δέντρων, ανατάραζε τα φυλαράκια των θάμνων. Και ξαφνικά ο ίδιο θόρυβο. Ερχόταν από τα αριστερά της Από τον κάτω όροφο, Άρα από τα σαλόνια της δυτικής πτέρυγας του πύλου Αν και θαραλέα και δυνατή η νέα κοπέλα Αναρρίγησε από μια ανακαθόριστη αγωνία Φόρεσε τη ρόμπα της και πήρε τα σπίρτα Ραϊμόντο, Ραϊμόντο Μια φωνή αχνή σαν ανάσα την καλούσε Από την μισάνηθή πόρτα του γειτονικού δωματίου Προχώρησε κατά κύψηλα φυτά Όταν η Σουζάνα η ξαδέρφη της, Όρμησε και σοριάστηκε στην αγκαλιά τη. Άρα είσαι, άκουσε. Ναι, δοκιμάσει ακόμα. Υποθέτω ότι θα με ξύπνησε ο σκύλο εδώ και ώρα. Αλλά δεν αγαβγίζει πια. Τι ώρα να είναι, γύρω στι 4. Ακού, κάποιο περπατά στο σαλόνι. Σεστά, δεν υπάρχει κίνδυνο, Σουσάννα. Ο πατέρα σου είναι εδώ. Μα και ο ίδιο κινδυνεύει. Κοιμάται δίπλα στο μικρό σαλόνι. Είναι εδώ και ο Σταβάλ, στην άλλη ακρή του πύργου. Πώ θε να ακούσει. Δίστεσαν μη ξέροντα τι να φωνάξουν, να καλέσουν βοήθεια Δεν τολμούσαν Της τρώμαζε ακόμα και ο ήχος της φωνής τους Η Σουσάννα πλησίασε στο παράθυρο Και ξαφνικά έπνιξε μια κραβή Κοίτα, ένας άντρα κοντά στη δεξαμενή Πραγματικά Κάποιος απομακρυνόταν γρήγορα Κρατούσε ένα αρκετά μεγάλο δέμα που μπλεκόταν στα πόδια του Και τον εμπόδιζε να προχωρήσει Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν τον είδα να περνά δίπλα στο παλιό παρεκκλήσι και να κατευθύνεται σε μια πορτούλα χωμένη στον εξωτερικό τοίχο. Η πόρτα αυτή έπρεπε να ήταν ανοιχτή γιατί ο άντρα εξαφανίστηκε χωρί να ακούσουν καν το συνηθισμένο τρίξιμο. Ερχόταν από το σαλόνι, ψιθύρισε η Σουζάνα. Όχι, αν είχε περάσει από τη σκάλα και το χώρ θα βγει πολύ πιο αριστερά. Εκτό αν. Ήδια σκέψη τη συγκλώνηση. Έσκυψαν στο παράθυρο. Στην πρόσωψη, στο πέτρινο του πρώτου ορόφου. Ακουμπούσε μια νεμόσκαλα Από την μπαλκονόπορτα φαινόταν φω. Ένα άλλο που κρατούσε και αυτό κάτι, δρασκελισε τον μπαλκόνι γλιστρίσε από τη σκάλα και εξαφανίστηκε από τον ίδιο δρόμο. Η Σουζάνα, τρομοκρατημένη, αδύναμη, έπεσε στα γόνατα ψελίζοντας Α φωνάξουμε, α φωνάξουμε βοήθεια. Ποιο θα έρθει! Ο πατέρα σου καιρη μέσα και το επιτεθούν θα μπορούσαμε να ειδοποιήσουμε του υπηρέτε. Το κουδούνι επικοινωνεί με τον όροφόλου. Ναι. ναι. Ίσως να είναι μια καλή ιδέα Φτάνει να έρθουν έγκαιρα Η Ραϊμον αναζήτησε το ηλεκτρικό κουδούνι δίπλα στο κρεβάτι της και το πίεσε. Πάνω ακούστηκε ένα κουδούνισμα Για μια στιγμή πίστεψαν ότι αυτοί που ήταν από κάτω Θα άκουσαν καθαρά το θόρυβο Περίμεναν Η σιωπή γινόταν τρομαχτική Ούτε το αεράκι δεν σάλευε πια στα φύλλα του κήπου Φοβάμαι, φοβάμαι Επαναλάμβανε η Σουζάνα και ξαφνικά ακούστηκε θόρυβο πάλι από τον κάτω όρφο. Φασαρία από έπιπλα που αναποδογυρίζονται, Ξεφωνητά και μετά φρικιαστικό απέσιο ένα του ανθρώπου που τον σφάζουν. Η Ραϊμόντ όρμησε στην πόρτα. Η Σουζάννα υπάχθηκε απεγνωσμένα από το χέρι τη. Όχι, μην με φοβάμαι. Η Ραϊμόν την έσπρωξε και έτρεξε στο διάδρομο με τη Σουζάννα να παραπατά πίσω τη. Κατέβηκε διώδιω τα σκαλιά, ρίχθηκε στη μεγάλη πόρτα του σαλονιού και σταμάτησε απότομα, καρφωμένη στο κατόφλι, με τη Σουζάννα να τρέμει δίπλα τη. Απέναντί του, σε τρία βήματα απόσταση, στεκόταν ένα άντρα με ένα φανάρι στο χέρι. Το έστρεψε προ τι δύο κοπέλε, με το φω. <ΣΣ1> Παρατήρισε μερικά λεπτά τα πρόσωπά του και μετά, χωρί να βιαστεί. Με τη μεγαλύτερη αταραξία, πήρε το κασκέτο του, μάζεψε ένα χαρτί και δύο κομματάκια άχυρο, ίσιοσε τι πατημασιέ στο χαλί, πλησίασε στον μπαλκόνι, στράφηκε στι κοπέλε, υποκλήθηκε βαθιά και εξαφανίστηκε. Πρώτη, η Σουζάννα έτρεξε στο μικρό μπουντουάρ ανάμεσα στο μεγάλο σαλόνι και το δωμάτιο του πατέρα τη. Μπαίνοντα, αντίκρισε ένα τρομακτικό θέαμα. Οι λοξέ ακτίνες τη σελήνης φώτιζαν δύο άψιγα σώματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Πατέρα! <ΣΣΣΣ> Πατέρα, εσύ τι έχεις Ξεφώνισε πανικόβλητη σκύφοντας πάνω από τον έναν. Σε λίγο κόμις Ντεζεύρ σάλεψε και είπε με σπασμένη φωνή Μ, Μη φοβάσαι, δεν είμαι πληγωμένος το Νταβάλ ζει Το μαχαίρι, το μαχαίρι Εκείνη τη στιγμή έφτασαν δύο υπηρέτες με κεριά Η Ραϊμόντ γονάτισε κοντά στον άλλον Και αναγνώρισε τον Ζαν Νταβάλ, τον γραμματέα και άνθρωπο εμπιστοσυνη του κό το πρόσωπό του είχε κιόλα τη χλωμάδα του θανάτου. Τότε η Ραϊμόν σηκώθηκε, γύρισε στο σαλόνι, πήρε από τη συλλογή των όπλων που κρέμονταν στον τοίχο ένα τουφέκι που ήξερε να χειρίζεται και προχώρησε στον μπαλκόνι. Δεν θα είχαν περάσει περισσότερο από 50 με 60 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο άγνωστο άρχισε να κατεβαίνει την ανεμόσκαλα. Επομένω δεν μπορούσε να είναι πολύ μακριά και για έναν ακόμη λόγο. Είχε προνοήσει να μεταφέρει τη σκάλα και να μην τη χρησιμοποιήσει άλλο. Πράγματι. Σε λίγο τον είδε να περνά κοντά στα ερήπια του παλιού μοναστηριού. Στήριξε το όπλο στον ώμο τη, σημάδεψε ψύχρεμα και πυροβόλησε. Ο άνθρωπο έπεσε. Τον πέτυχε! Τον πέτυχε! φώναξε ένα υπηρέτη. Τον πιάσαμε αυτόν εδώ. Πάμε να δω. Όχι, όχι, Βικτόρ ξανασηκώνετε. Κατεβείτε και τρέξτε στη μικρή πόρτα. Μόνο από εκεί μπορεί να το σκάσει. Ο Βικτόρ έφυγε βιαστικά, αλλά πριν προλάβει να κατέβει στο πάρκο, ο άνθρωπο ξανάπεσε. Αλμπέρ, τον βλέπετε εκεί κάτω, κοντά στη μεγάλη αιψίδα. Ναι, ναι, σέρνετε στη χλώη, έχει ξοφλήσει. Να τον παρακολουθείτε από εδώ. Δεν υπάρχει τρόπο να ξεφύγει. Δεξιά από τα ερείπια είναι ακάλυπτη πρασιά. Το Βικτόρο φυλάει την μικρή πόρτα στα αριστερά. Είπε η Ραϊμόν, ξαναπέροντα το όπλο του. Μην ναι, πηγαίνετε, δε σπηγεί! Μα ναι, ναι, ναι, ναι, αφήστε με, μου μένει ακόμη μια σφαίρα. Αν σαλέψει. Και βγήκε. Σε λίγο Αλμπέρ την είδε να κατευθύνεται προ τα ερείπια. Τη φώναξε από το παράθυρο. Σύρθηκε πίσω από την αψίδα! Δεν τον βλέπω πια! Προσέχετε, Δεσποινείς! Η Ράιμον έκανε το γύρο του παλιού μοναστηριού για να κόψει κάθε υποχώρηση στον αρρώστο και σύντομα ο Αλμπέρ την έχασε από τα μάτια του Σε λίγα λεπτά, όπως δεν ναι, την έβλεπε να ξαναγυρίζει, ανησύχησε και, αντί να κατέβει από την κεντρική σκάλα προσπάθησε να φτάσει στην ανεμόσκαλα όταν τα κατάφερε, κατέβηκε βιαστικά και έτρεξε ίσα στην αψίδα. Εκεί που είχε φανεί για τελευταία φορά ο Άγνωστο. Τ30 βήματα πιο πέρα, συνάντησε τη Ραϊμούν που αναζητούσε τον Βικτόρ. Λοιπόν! Αδύνατο να το τσακώσουμε. Και μικρή πόρτα. Από εκεί έρχομαι, να το κλείσουμε. Κι όμω θα πει. Μην ανησυχείτε, σε 10 λεπτά θα τον έχουμε πιάσει αυτόν τον παλιά άνθρωπο. Από τη διπλανή αγρικία που βρισκόταν μέσα στον περίβολο του κτήματο, αλλά σε αρκετή απόσταση προ τα δεξιά, κατέφτασαν ο και ο γιο του που ξύπνησαν με την του δεν είχαν συναντήσει κανέναν. Που να πάρει, δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να πιει για τα ρύπια αυτό ο αλήτης. Θα τον ξεντρυπώσουμε σε κανένα λάκκο. Χτένισαν μεθοδικά το πάρκο, Ψάχνοντας κάθε θάμνο, παραμερίζοντα τα πυκνά κλαδιά του κησού που τήλυγαν τι κολόνε. Βεβαιώθηκαν ότι το παρεκκλήσι ήταν κλειστό και κανένα βιτρό ήταν σπασμένο. Έκαναν το γύρο του μοναστηριού, έψαξαν όλε τι γωνιέ. Οι έρευνε δεν είχαν αποτέλεσμα. Έκαναν μόνο μια ανακάλυψη. Ακριβώς στο σημείο που έπεσε ο άγνωστος χτυπημένο από τη Ραϊμόντ, βρέθηκε ένα κασκέτο οδηγού από κίτρινο δέρμα. Τίποτα. Ήταν αδύνατο να αποδράσει κανεί. Μετά η μικρή ομάδα διέσχισε τη συνοδική αίθουσα και την τραπεζαρία του Ισογείου και ανέβηκε στον πρώτο όρθο. Αμέσως τους εντυπωσίασε η άψογη τάξη του σαλονιού. Ούτε ένα έπιπλο, ούτε ένα μπιμπελό δεν φαινόταν να έχει αλλάξει θέση και ούτε έλειπε τίποτα. Δεξιά και αριστερά κρέμονταν υπέροχε φλαμαντικέ ταπετσαλίδε. Στο βάθο πάνω στην ξύλινη επένδυση του τοίχου, Ξεχώρισαν τέσσερι σπάνιοι πίνακε με μυθολογικά θέματα και χορνίζες εποχή. Ήταν οι διάσημοι πίνακε του Ρούμπεν, που είχε κληρονομήσει ο κόμι Νταζεύ, μαζί με τι φλαμανδικές ταπετσαρίε από το θείο του, συγγενή της μητέρα του, Μαρκίσιο τη Μπομπαντίγια, Ισπανό Ευγενή. Ο ανακριτή κ. Φιγγέλ παρατήρησε. Αν το κίνητρο του εγκλήματο ήταν η κλοπή, δεν πρέπει να πήραν τίποτα από αυτό το σαλόνι. Ποιο ξέρει. Έκανε ο αντιισαγγελέα που μιλούσε λίγο, αλλά πάντα αντίθετα με την άποψη του δικαστή. Ελάτε, αγαπητέ μου, η πρώτη σκέψη κάθε κλέφτη θα ήταν να πάρει αυτέ τι ταπετσαρίε και του πίνακε που είναι παγκόσμια γνωστοί. σω να μην είχαν τον καιρό. Αυτό θα το μάθουμε. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Κόμις Ντεζέβρο μαζί με τον γιατρό. Η επίθεση τη προηγούμενη νύχτα δεν φαινόταν να είχε καταβάλει τον κόμι. Χαιρέτησε του δύο δικαστικού και άνοιξε την πόρτα του μπουντουάρ. Κανείς δεν είχε μπει σε αυτό το δωμάτιο μετά το φόνο εκτός από τον γιατρό. Σε αντίθεση με το σαλόνι, η ακαταστασία ήταν απερίγραπτη. Δύο καρέκλες ήταν αναποδογυρισμένες. Ένα τραπέζι σπασμένο και διάφορα άλλα αντικείμενα, ένας χαρτοφύλακας, ένα κουτί με χαρτί αιλιτογραφίες, ήταν πεταμένο στο πάτωμα. Και σε μερικά από τα σκόρπια άσπρα φύλλα φαινόταν αίμα. Ο γιατρός τράβηξε το σεντόνι που σκέπαζε το πτώμα. Ο Ζανταβάλ με τα συνηθισμένα βελούδινα ρούχα του και τις πεταλωμένες του μπότες ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα με το ένα μπράτσο κάτω από την πλάτη του. Το πουκάμισό του ήταν ανοιχτό και στο στήθο του φαινόταν μια βαθιά πληγή. «Ο θάνατος πρέπει να ήταν ακαριέως», δήλωσε ο γιατρός. «Μια μαχαιριά ήταν αρκετή». «Είναι σίγουρα...» είπε ο δικαστής. «Το μαχαίρι που είδα στο τζάκι του σαλονιού δίπλα σε ένα το ομπαχέρι βρέθηκε σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Προέρχεται από τη συλλογή του σαλωνιού, από όπου πήρε το τουφέκι ανιψιά μου, η Σαν Ντεσανβεράν. De Όσο για το κασκέτο του οδηγού, ανήκει σίγουρα στον δολοφόνο. Ο κύριος Φιγέλ μελέτησε ακόμα μερικέ λεπτομέρειε του δωματίου, έκανε μερικέ ερωτήσει στον γιατρό, μετά παρακάλεσε τον κύριο Ζεύρ να του διηγηθεί τι είδε και τι ήξερε. Και ο κόμις του εξιστόρισε τα γεγονότα. Με ξύπνησε ο Ζανταβάλ. Εξάλλου κοιμόμουν άσχημα, μισοξυπνούσα ποτέ-πότε και μου φαινόταν σαν άκουγα βήματα όταν ξαφνικά άνοιξα τα μάτια και τον είδα να στέκεται στα πόδια του κρεβατιού μου με ένα κερί και τα ίδια ρούχα που βλέπετε γιατί δούλευε συχνά ως αργά το βράδυ Φαινόταν πολύ ταραγμένος και μου είπε ψιθυριστά κάποιοι είναι στο σαλόνι Ταυτόχρονα άκουσα θόρυβο Σηκώθηκα και μισάνοιξα θόρυβα την πόρτα αυτού εδώ του Μπουντουάρ και την ίδια στιγμή κάποιο έσπρωξε την άλλη πόρτα, όρμησα πάνω μου και με ζάλισε με μια κροθιά στον κρόταφο. Σα τα αφηγούμε αυτά χωρί λεπτομέρειε, κύριε Νακριτά, γιατί θυμάμαι μόνο τα βασικά γεγονότα και γιατί τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εξαιρετικά γρήγορα. Και μετά? Μετά δεν ήμουν σε θέση να ξέρω. Όταν συνήλθα, ο Νταβάλ ήταν πεσμένο, χτυπημένο στα Νάσιπα. Δεν υποπτεύεστε κανέναν εκ πρώτη όψεω. Κανένα. Δεν έχετε εχθρού. Δεν μου φαίνεται. Ούτε ο κύριο Νταβάλ είχε. Ο Νταβάλ εχθρού. Μα ήταν ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Εδώ και 20 χρόνια που ο Νταβάλ ήταν ο γραμματέα και μπορώ να πω εμπιστό μου, δεν είδα γύρω του κανένα που να μην τον συμπαθεί και να μην τον αγαπά. Κι όμω έγινε διάρρηξη, έγινε φόνο και χρειάζεται ένα κίνητρο για όλα αυτά. Κίνητρο. Μα το κίνητρο είναι η κλοπή. Καθαρά και σκέτα. Σα έκλεψαν λοιπόν τίποτα. τίποτα. Τότε. Τότε π, αν και δεν μου έκλειψαν τίποτα και δεν λείπει τίποτα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πήραν κάτι Και τι Αυτό δεν το ξέρω Αλλά η κόρη μου και η ενιψιά μου θα σας πούν με κάθε βεβαιότητα Ότι είδαν δυο ανθρώπους να διασχίζουν το πάρκο ο ένας μετά τον άλλον Και ότι και οι δύο μετέφεραν αρκετά ογκοδηδέματα Οι δεσποινίδες αυτέ, Οι είδαν Νο... αυτές... Νο... όνειρο Θα ήθελα πολύ να το πιστέψω γιατί από το πρωί έχω εξαντληθεί Ο. να ψάχνω και να υποθέτω Ευτυχώς είναι εύκολο να τις ανακρίνουμε το θέλατε, η ψυχολογική Κάλεσαν τις δυο ξαδέρφες στο μεγάλο σαλόνι Η Σουζάνα ακόμα καταταραγμένη και χλωμή Μόλις μπορούσε να μιλήσει Η Ραϊμόν πιο ενεργητική και δυναμική Πιο ωραία εξάλλου με τη χρυσαφένια λάμψη στα καστανά της μάτια Αφηγήθηκε τα γεγονότα της νύχτας και τον ρόλο που έπαιξε η ίδια Λοιπόν, Δεσπινή, η κατάθεσή σα είναι κατηγορηματική. Απολήτο. Οι δύο άντρε που διέσχιζαν το πάρκο μετέφεραν αντικείμενα. Και ο τρίτο. Ο τρίτο δεν κρατούσε τίποτα τον έφευγε Είστε σε θέση να μα κάνετε την περιγραφή του. Ε, μα στείλουν συνέχεια με το φανάρι του. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι μου φάνηκε ψηλό και σωματώδη. Έχετε την ίδια γνώμη δεσπεινή, ρώτησε ναι. ο ανακριτή τη Σουζάνε του Ναι, ή μαλλον όχι. Εγώ θα ρω πως ήταν με τρίου ύψους και αδύνατους. Ο κύριος Φιγέλ χαμογελάσε Έχει συνηθίσει να ακούει τους μάτρες του ίδιου γεγονότος Να διαφωνούν και να παραμορφώνουν τα περιστατικά Να λοιπόν που μας εμφανίζονται Από τη μια μεριά το άτομο του σαλονιού Που είναι ταυτόχρονα ψηλός και κοντός Παχής και αδύνατο, Και από την άλλη τα δυο άτομα του πάρκου Που κατηγορούνται ότι έκλεψαν αντικείμενα από αυτό το σαλόνι Αντικείμενα που βρίσκονται όμως ακόμα εδώ Ο κύριος Φιγέλη ήταν, όπως έλεγε και ο ίδιος Ένας δικαστής της ηρωνικής σχολής Ήταν επίσης ένας δικαστής που δεν αντιπαθούσε διόλου το κοινό Ούτε είχαν ευκαιρία να ανακοινώνει τα συμπεράσματά του Όπως φαινόταν από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων Που συγκεντρώνονταν στο σαλόν Στου δημοσιογράφου είχαν προστεθεί οπτηματίες με το γιο του ο Κυπουρός και η γυναίκα του, το προσωπικό του πύργου και οι δυο τη αστυνομία της Διέπης Ο κύριος φιγιάλης συνέχισε Θα το... πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε για τον τρόπο που εξαφανίστηκε αυτό το τρίτο πρόσωπο Πυροβολήσατε με αυτό το τουφέκι δεσπίνη και απ' αυτό το παράθυρο Ναι, πυροβόλησε τη στιγμή που ο άντρας έφτανε στην επιτίμβια στήλη που είναι χωμένη στους θάμνους αριστερά από το μοναστήρι Αλλά ξανασηκώθηκε <laughs> Προσπάθησε Ο Βικτόρ κατέβηκε αμέσω για να φυλάξει τη μικρή πόρτα Και εγώ τον ακολούθησα Ο Αλμπέρ ο υπηρέτης μας έμεινε εδώ για να επιβλέπει από το παράθυρο Ο Αλμπέρ κατέθεσε με τη σειρά του και ο δικαστή συμπέρανε Επομένως κατά τη γνώμη σας Ο πληγωμένος δεν μπόρεσε να το σκάσει προς τα αριστερά Αφού ο συνάδελφός σα φύλαγε την πόρτα Και ούτε από τα δεξιά Γιατί τότε θα τον βλέπατε να διασχίζει την πρασιά Επομένω. Λογικά πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον σχετικά περιορισμένο χώρο που βλέπουμε. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη. Συμφωνείτε τη ποινή, μάλιστα. Κι εγώ σύμφωνο, είπε ο Βικτόρ. Ο αντικαταστάτη του επίτροπου είπε κοροϊδευτικά. Ε, Όπω είναι τόσο περιορισμένο το πεδίο των ερευνών, δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε να ψάχνουμε όπως εδώ και τέσσερι ώρε. σω να φανούμε πιο τυχεροί. Ο κύριο Φιγγέλ πήρε από το μάρμαρο του τζακιού το πέτσινο κασκέτο, το εξέτασε και. Καλώντα τον Ενωματάρχη τη Χοροφυλακής του είπε κατά μέρο: Ενοματάρχα, στείλτε αμέσω έναν από του άνδρε σα στη Διέπη, στον πυλοποιό με γκρε. Αν γίνεται να σα πει σε ποιον πούλησε αυτό το κασκέτο. Το πεδίο των ερευνών, σύμφωνα με την έκφραση του Αντιεισαγγελέα, ήταν περιορισμένο στην έκταση που περιλαμβανόταν ανάμεσα στον πύργο, τη δεξιά πρασιά και τη γωνιά που σχημάτιζε ο αριστερό εξωτερικό τείχο με τον απέναντι τοίχο του πύργου. Ήταν δηλαδή ένα τετράπλευρο, με κάθε πλευρά περίπου 100 μέτρα, που μέσα φαινόταν εδώ και εκεί τα ερείπια του Αμπριμεζή, του μοναστηριού που ήταν τόσο ξακουστό στον Μεσαίωνα. Είδαν αμέσω την πατημένη χλόη τα ίχνη του φυγάδου. Σε δύο σημεία παρατήρησαν μαυρισμένο, σχεδόν ξεραμένο αίμα. Μετά τη στροφή τη αψίδα, στην άκρη του μοναστηριού, δεν φαινόταν πια τίποτα γιατί το έδαφο ήταν στρωμένο με πευκοβελόνε και δεν διατηρούσε πια το αποτύπωμα του κορμιού. Αλλά τότε πώ μπόρεσε να ξεφύγει ο πληρωμένο από τα βλέμματα τη νεαρή κοπέλα, του Βικτόρ και του Αλμπέρ. Οι πειρατέ και οι αστιφύλακε χτένισαν μερικού θάμου έψαξαν κάτω από μερικές επιτυμβιες στήλες και αυτό ήταν όμως. Ο Κύπουρός που είχε το κλειδί άνοιξε στον ανακριτή το ναό του Νεκοστάσιου αληθινό κόσμημα γλυπτικής που το είχαν σεβαστεί τα χρόνια και οι επαναστάσεις και που θεωρείται ο πάντα με τα λεπτοκαμωμένα σκαλίσματα της κεντρικής πότας και τα αναρρύθμητα αγαλματάκια του ένα από τα του νορμανδικού γοτθικού ρυθμού. Το εσωτερικό του ήταν πολύ απλό, χωρίς κανένα στόλισμα εκτός από τη Μαρμάρ για Αγία Τράπεζα και δεν πρόσφερε κανένα καταφύγιο. Εξάλλου θα έπρεπε να μπει κανείς πρώτα, πράγμα που φαινόταν αδύνατο. Η έρευνα κατέληξε στη μικρή πόρτα που χρησιμεύε για είσοδο στου επισκέπτες των Εδιπίων. Η πορτούλα αυτή έβγαινε σε ένα μονοπάτι, σκαμμένο ανάμεσα στον εξωτερικό τοίχο και σε ένα υλοτομίο, από όπου φαίνονταν τα εγκατελελειμμέ ο κύριο Φιγγέλ έσκυψε και παρατήρησε στη σκόνη του δρόμου, ίχνη απολάστιχα με αντιολισθητικό πέλμα. Πραγματικά, Η Ραϊμόντ και ο Βικτόρ είχαν την εντύπωση πως άκουσαν μετά τον πυροβολισμό το θόρυβο ενός αυτοκινήτου. Ο ανακριτής υπέθεσε. Ο πληγωμένος τα συνάντησε του συνενόχου του. Αδύνατον, φώναξε ο Βικτόρ. Οι δεσποινή και ο Αλμπέρ. τον έβλεπαν ακόμα όταν έφτασε εδώ. Μα επιτέλου, πρέπει τέλο πάντων να βρίσκεται κάπου. Ή μέσα ή έξω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. έλεγαν οι υπηρέτε με επιμονή. Ο δικαστή ύψωσε του ώμου και γύρισε δυσαρεστημένο στον πύργο. Τελικά η υπόθεση αυτή προμηνιόταν μπερδεμένη. Μια κλοπή, όπου δεν είχε κλαπεί τίποτα, οι με επιμονη ο δικαστης υψωσε τους ωμου και τίποτα από αυτη προμηνιοταν μπεδεμενη αυτά δεν ήταν ευχάριστο. Η ώρα είχε προχωρήσει Ο κύριος Ντεζεύλ προσκάλεσε τους δικαστικούς καθώς και τους δυο δημοσιογράφους στο γεύμα Έφαγαν σιωπήλα Μετά ο κύριος Φιγέλ ξαναγύρισε στο σαλόνι όπου ανάκρινε τους υπηρέτες Ξαφνικά από τη μεριά της αυλή ακούστηκε ο καλπασμός ενός αλόγου και σε λίγο μπήκε ο χωροφύλακα που είχαν στείλει στη διέπη Λοιπόν, είδατε τον καπελά Ρώτησε ζωηρά ο δικαστή, που ανυπομονούσε να πληροφορηθεί επιτέλου κάτι. Το κασκέτο το αγόρασε ένα οδηγό. Ένα οδηγό? Ναι, ένα οδηγό που σταμάτησε με το αμάξι του μπροστά στο κατάστημα και ζήτησε να του προμηθεύσουν ένα κασκέτο οδηγού από κίτρινο δέρμα για κάποιον πελάτη του. Το πλήρωσε, χωρί καν να κοιτάξει το νούμερο και έφυγε. Ήταν πολύ βιαστικό. Τι αμάξι ήταν? Ένα τετραθέσιο κουπέ. Και ποια μέρα ήταν. Πια μέρα? Μα σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί? Μα τι μου τσαμπουνάτε τώρα. Το κασκέτο αγοράστηκε σήμερα το πρωί. Μα αυτό είναι αδύνατον, αφού βρέθηκε σήμερα το βράδυ στο πάρκο. Για να βρεθεί, έπρεπε να υπήρχε και επομένω να είχε αγοραστεί από πριν. Κι όμω αγοράστηκε σήμερα το πρωί. Με διαβεβαίωσε ο καπελά. Ακολούθησε μια στιγμή κατάπληξη. Ο ανακριτή εμβρόντιτο προσπαθούσε να καταλάβει. Κάποια στιγμή αναπήδησε σαν να του ήρθε μια φωτεινή ιδέα. Ε, να! Να μου φέρουν το σοφέρ που μα οδήγησε εδώ σήμερα το πρωί. Ο ενωματάρχης της χωροφυλακή Και ο υφιστάμενος του έτρεξαν βιαστικά στους τάβλους Σε λίγα λεπτά Ο εννοματάρχη γύριζε μόνος Ο οδηγός Τον σέρβιναν στην κουζίνα Γευμάτισε και μετά Και μετά Τόσκασε. Με το αμάξιτο Όχι, προφασίστηκε πως πάει να δει ένα συγγενή του στην Ουβίλ Και δανείστηκε το ποδήλατο του υποκόμου να μάλιστα το καπέλο του και το παλτό του Μα δεν μπορεί να φύγει χωρίς καπέλο Τράβηξε ένα κασκέτο από την τσέπη του και το φόρεσε Ένα κασκέτο Ναι, μου είπανε πως ήταν από κίτρινο δέρμα Από κίτρινο δέρμα, μα όχι, αφού αυτό είναι εδώ Πράγματι, κύριε Ανακριτά, αλλά και το δικό του ήταν ίδιο Ο αντιεισανγγελέας κάλχασε <χα> Πολύ αστείο, πολύ διασκεδαστικό. Υπάρχουν δύο κασκέτα. Το πρώτο, το αυθεντικό που αποτελούσε το μοναδικό μα τεκμήριο, έφυγε στο κεφάλι του ψευτοσοφέρ. Το άλλο, το πλαστό, είναι στα χέρια μα. <χω> ο λαμπρό αυτός άνθρωπο μα στήληξε κανονικά. Να τον προλάβουν, να τον φερούν πίσω, φώναξε ο κύριο Φιγγέλ. Εννοματάρχη Γεβιγιόν, στείλτε δύο από του άνδρες σα στα άλογα και να τρέξουν καλπάζοντα. Μάλιστα. Είναι μακριά, είπε ο αντι Όσο μακριά και να είναι, είναι απαραίτητο να τον συλλάβουμε. Το ελπίζω. Αλλά πιστεύω, κυρία Ανακριτά ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε εδώ τι βασικέ μα προσπάθειε. Ε, αν θέλετε, διαβάστε αυτό το χαρτί που βρήκα τώρα μόλι στην τσέπη του Παλτού. Ποιο Παλτού. Αυτό που άφησε ο οδηγό. Και ο αντι έδωσε στον κύριο Φιγέλε ένα χαρτί διπλωμένο στα τέσσερα που διάβαζε κανεί αυτές αυτέ τι λίγε γραμμέ με μολύβι και με χονδροκομμένου χαρακτήρε. Αλίμονο τη δεσπινίδα αν σκότωσε το αφεντικό. Το περιστατικό αυτό δημιούργησε αίσθηση. Όποιο έχει αυτιά, ακούει να μα προειδοποίησαν. Μουρμούρισε ο αντι-ησαγγελέα. Κύριε Κόμη, συνέχισε ο ανακριτή. Σα εγκαιτεύω να μην ανησυχήσετε. Ούτε και εσεί, δεσπινίδε μου. Αυτή η απειλή δεν έχει καμιά σημασία από τη στιγμή που η δικαιοσύνη βρίσκεται εδώ. Έχουμε πάρει όλα τα προφυλακτικά μέτρα. Εγγυώμαι για την ασφαλεία σα. Όσο για σα, κύριοι, υπολογίζω στη διακριτικότητά σα. Παρακολουθήσατε αυτή την ανάκριση από καλοσύνη μου Και θα μου το ανταποδίδατε άσχημα αν... Σταμάτησε ξαφνικά σαν να του είχε έρθει μια ιδέα <μμ>. Κοίταξε προσεκτικά τους δυο νεαρούς και πλησιάζοντας τον έναν ρώτησε <μ. Από ποια εφημερίδα είστε Από την εφημερίδα της Ρουέν Έχετε ταυτότητα <μ. Νάτι Η ταυτότητα ήταν εντάξει Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία Ο κύριος Φιγέλ ζήτησε από τον άλλο δημοσιογράφο Και εσείς, κύριε. Εγώ. Ναι, εσεί. Σα ρωτώ από ποια εφημερίδα είστε. Για να σα πω την αλήθεια, κυρία Νεκριτά, γράφω σε εφημερίδες εφημερίδε. Και... Πού είναι η ταυτότητά σα? Δεν έχω ταυτότητα. Α, και πώ συμβαίνει αυτό? Για να σα δώσει μια εφημερίδα ταυτότητα, πρέπει να στέλνετε τακτικά άρθρα. Και λοιπόν? Και λοιπόν, εγώ είμαι μόνο περιστασιακό συνεργάτη. Στέλνω από εδώ και από εκεί άρθρα, που ή τα δημοσιεύουν ή μου τα στέλνουν πίσω, ανάλογα με τι περιστάσει. Σε αυτή την περίπτωση, πώ λέγεστε? Δείξτε μου τα χαρτιά σα. Το όνομά μου δεν θα σα έλεγε τίποτε παραπάνω. Όσο για χαρτιά δεν τα έχω πάνω μου. Μα δεν έχετε πάνω σας ένα οποιοδήποτε χαρτί που να πιστοποιεί το επάγγελμά σα. Δεν έχω επάγγελμα. Μα επιτέλου, κύριε, δεν είναι δυνατό να επιμένετε να κρατάτε το εγκόγνητο από τη στιγμή που μπήκατε λαθρέα εδώ μέσα και μάθατε τα μυστικά τη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, κυρία Ανακριτά, πω δεν μου ζητήσατε τίποτε όταν μπήκα και κατά συνέπεια δεν είχα τίποτε να πω. Εξάλλου δεν μου φάνηκε ότι η ανάκριση γινόταν με ιδιαίτερη μυστικότητα, αφού όλο ο κόσμο ήταν παρόν. Ακόμα και ένα από του ενόχου. Μιλούσε ήρεμα, με τόνο υπερβολική ευγένεια. Ήταν ένα πολύ ψηλό και αδύνατος νέο, με κάπως κοντό παντελόνι και κάπως στενό σακάκι. Το πρόσωπό του ήταν ροδαλό, κοριτσίστικο, με φαρδί μέτωπο. Τα μαλλιά σα βούτσα και με το ξανθόγεννη. Τα μάτια του έλαμπαν από εξυπνάδα. Δεν φαίνονταν διόλου ενοχλημένο και το χαμόγελό του ήταν συμπαθητικό. Δίχω σύγχρονο ηρωνία, ο κ. Φιγγέλ τον παρατηρούσε με καχυποψία και δυσπιστία. Οι δύο χωροφύλακε προχώρησαν, αλλά ο νερό φώναξε εύθυνο. Κύριε Ανακριτά, είναι φανερό ότι με θεωρείτε έναν από του ενόχους Μα αν ήταν έτσι, δεν θα είχα φύγει απαρατήρητο όπω και ο συνάδελφό μου. Ίσως να ελπίζετε. Κάθε ελπίδα θα ήταν παράλογη. Σκεφτείτε το, κ. Ανακριτά, και θα συμφωνήσετε ότι με την κοινή λογική. Ο κ. Φιγέλ τον κοίταξε κατάματα και είπε ξερά. Φτάντε, αστεία. Πώ σα λένε, η Σίδερο Ρομποτρελέρε. Τι επαγγέλλεστε, Μαθητή τη ρητορική στο κολέγιο Ζανσόν Τε Σαγί. Ο κύριο Φιγέλ τον κοίταξε και πάλι κατάματα και είπε ξέρα. Τι είναι αυτέ τι αχλαμάρε που μου λέτε, Μαθητή τη ρητορική. Στο κολέγιο Ζανσόν Τε Σαγί, ο δό πομπα ρυθμό. Oh, Α, προσέξτε, θα ρω πως με κοροϊδεύετε. Δεν θα έπρεπε να συνεχίσετε αυτό το παιχνιδάκι. Σα ομολογώ κυρία, ανακριτά, ο Ισίδρο Μποτρελέ ξερίζωσε τι αρέε τούφες που στόλιζαν το σαγόνι του και το αγένειο πρόσωπό του φανεί ακόμα πιο νεανικό, πιο ροδαλό. Ένα πραγματικό πρόσωπο μαθητή. Γέλασε παιδιάστηκα, δείχνοντα τα άσπαρτα του. <laughs> Τώρα πιστήκατε. Χρειάζεστε κι άλλε αποδείξει. Να, διαβάστε στα γράμματα που μου στέλνει ο πατέρα μου στη διεύθυνση. Κύριο Ισίδωρο Μποτρελέ. Εσωτερικό κολέγιο Ζαρσόντε Είτε πίστηκε είτε όχι, ο κύριο Φιγγέλ δεν φαινόταν να διασκεδάζει διόλου με την ιστορία αυτή. Ρώτησε κατσουφιασμένα. Τι κάνετε εδώ, Μα εκπαιδεύουμε. Υπάρχουν σχολεία για αυτή τη δουλειά. Το δικό σα. Ξεχνάτε, κύριε Ανακριτά, ότι σήμερα 23 Απριλίου έχουμε διακοπέ του Πάσκα. Και λοιπόν, Λοιπόν, έχω κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσω τι διακοπέ μου όπω μου αρέσει. Ο πατέρα σας? Ο πατέρα μου κατοικεί μακριά, στα βάθη τη Αβοία. Και ο ίδιο με συμβούλευε να κάνω ένα μικρό ταξιδάκι ω τι ακτέ τη Μάνχη. Με μια ψεύτικη γενεάδα. Α, όχι αυτό. Η ιδέα ήταν δική μου. Στο κολέγιο μιλάμε πολύ για μυστηριώ περιπέτειες διαβάζουμε αστυνομικά μυθιστορήματα και μεταμφιεζόμαστε Φανταζόμαστε ένα σωρό μπερδεμένε και τρομακτικέ υποθέσει. Θέλησα λοιπόν να διασκεδάσω και έβαλα μια ψεύτικη γενιάδα. Επιπλέον είχα το πλεονέκτημα να με παίρνουν στα σοβαρά και έτσι παρίστανα το δημοσιογράφο στο Παρίσι. Με αυτόν τον τρόπο, ύστερα από μια ασήμαντη εβδομάδα, είχα την ευχαρίστηση να γνωρίσω χθε βράδυ το συνάδελφό μου τη που σήμερα το πρωί, μόλι για την υπόθεση του με πολύ ευγενικά να τον και να το νίκη του αμαξιού. Ο Ισίδρος Μποτρελέ τα έλεγε όλα αυτά με τέτοια πλοϊκή και λιγνή αφέλεια ώστε το ακροατήριό του επρειάστηκε ευνοϊκά Ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Φιγέλ αν και διατηρούσε μια επιφυλακτική δυσπιστία διασκέδαζε να τον ακούει Ρώτησε λιγότερο μουτρωμένος τώρα Και είστε ικανοποιημένος από την εκστρατεία σας Γοητευμένος Δεν είχα ποτέ παραβρεθεί σε αστυνομική υπόθεση και τούτη εδώ μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. Δεν τις λείπουν ούτε οι μυστηριώδεις περιπλοκέ που σα αρέσουν τόσο. και που έχουν τόσο ενδιαφέρον, κύριε Ανακριτά. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη συγκίνηση από το να βλέπει κανεί τα γεγονότα να ξεκαθαρίζουν. από το μυστήριο. Να συνδυάζονται μεταξύ του και να συγκροτούν σιγά-σιγά την πιθανή αλήθεια. Την πιθανή αλήθεια, σαν να βιάζει κάπω, νεαρέ μου. Αυτό σημαίνει ότι την έχετε κιόλα έτοιμη, την τόσο απλή λύση του προβλήματο. <χω>, όχι, όχι. Μονάχα. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν μερικά σημεία που δεν είναι αδύνατο να διασεφινιστούν Και αλλά τόσο σαφή μάλιστα, ώστε αρκεί να συμπεράνουμε Ναι, ε, μα, μα είναι πολύ ενδιαφέρον Και ίσως μάθω επιτέλους κάτι Γιατί σας εξομολογούμε προς μεγάλο μου όνειδος Πως δεν ξέρω τίποτα ακόμα Είναι γιατί δεν είχατε τον καιρό να σκεφτείτε κύριε ανακριτά Το ουσιώδες είναι να σκέφτεστε Είναι εξαιρετικά σπάνιο τα γεγονότα να μην φέρνουν μαζί του και την ερμηνεία του. Δεν είστε αυτή τη γνώμη. Εξάλλου, δεν διαπίστωσα τίποτα που να μην είναι σημειωμένο στα πρακτικά. Έξοχα. Ώστε αν σα ρωτούσα ποια αντικείμενα εκλάπησαν από το σαλόνι. θα σα απαντούσα πώ ξέρω ποια είναι. Μπράβο. Ο κύριο γνωρίζει περισσότερα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Ο κατάλογο του κυρίου Ντεζέρ είναι πλήρη. Του κυρίου Μποτρελέ δεν είναι. Του λείπει μια βιβλιοθήκη και ένα άγαλα μα σε φυσικό μέγεθο που κανεί δεν πρόσεξε ποτέ. Και αν σα ζητούσα το όνομα του δολοφόνου. Θα σα απαντούσε πω το γνωρίζω επίση. Όλοι ο Μίγυρη Ο αντισηγγελέα και ο δημοσιογράφος πλησίασαν. Ο κύριο Δεζέβρη και οι δύο κοπέλε άκουγαν εκτικά εντυπωσιασμένοι από την ήρεμη σιγουριά του Μποτρελέ. Γνωρίζετε το όνομα του δολοφόνου, μάλιστα. Και και το μέρο όπου βρίσκεται, μάλιστα. Ο κύριο Φιγγέλ έτρεψε τα χέρια του. Τι τύχη. Αυτή η σύλληψη θα είναι η τη καριέρα μου. Και είστε σε θέση να μου ανακοινώσετε τώρα αμέσω αυτέ τι κεραυνοβόλε αποκαλύψει. Τώρα αμέσω, μάλιστα. Ή καλύτερα, αν δεν έχετε αντίρρηση, σε καμιά δύο ώρες όταν θα έχω παρακολουθήσει ω το τέλο την ανάκριση που διεξάγεται. Μα όχι, τώρα αμέσω, νεαρέ μου. Εκείνη τη στιγμή, η Ραϊμόν Δεσεβεράν, που από την αρχή αυτή τη σκηνή δεν είχε αφήσει από τα μάτια τη τον Ισίδωρο Μπότερλε, προχώρησε προ τον κύριο Φιγγέλ. Κύριε Ανακριτάν, τι επιθυμείτε δεσπινή Δεσεβεράν? Δίστασε ελάχιστα δευτερόλεπτα κοιτάζοντα τον Ποτρελέ και μετά απευθύνθηκε στον κύριο Φιγέλ ε, Θα σα παρακαλούσα να ζητήσετε από τον κύριο να μα πει για ποιο λόγο περπατούσε χθε το σκαμμένο μονοπάτι που καταλήγει στη μικρή πόρτα. Κανεί δεν το περίμενε αυτό. Ο Ισίδωρος Μποτρελέ έμεινε κατάπληκτο. Εμένα δε σποινής. Εμένα. Με είδατε χθε. Η Ραϊμούν στάθηκε σκεφτική, με τα μάτια καρφωμένα πάντα στον μποτρελέ, σαν να προσπαθούσε να αποδείξει τον εαυτό τη την πεποίθησή τη. Και ξεστόμισε αργά Συνάντησα χτες στο σκαμμένο μονοπάτι Στις τέσσερις το απόγευμα Καθώς διασύζα το δάσος έναν νεαρό στο ύψος του κυρίου Με τα ίδια ρούχα και το ίδιο κόψιμο στο γέννη Και είχα την εντύπωση πως προσπαθούσε να κρυφτεί Και ήμουν εγώ <laughs> Δεν θα μπορούσα να το βεβαιώσω κατηγορηματικά Γιατί η εντύπωσή μου είναι κάπως σαφής Κι όμω, Κι όμω έτσι μου φαίνεται θα ήταν παράξενη η ομοιότητα Ο κύριο Φιγέλ βρισκόταν σε αμηχανία Τον είχε ξεγελάσει κιόλας ο ένας συνέλογος Θα άφηνε να τον κροϊδέψει και αυτός ο δίθεν μαθητής Τι έχετε να απαντήσετε κύριε Ότι η δεσποινήσα απατάτε και πως μου είναι εύκολο να το αποδείξω Χθε το βράδυ την ώρα εκείνη ήμουνα στη Βέλ Θα πρέπει να το αποδείξετε, είναι απαραίτητο Όπως και να έχουν τα πράγματα Η κατάσταση δεν είναι πια ίδια ματαρχα Α κρατήσει ένα από του άνδρε, σα συντροφιά στον κύριο. Μάλιστα. Ο Ισίδωρος Μποτρελέ φάνηκε να δυσαρεστείτε ιδιαίτερα. Θα κρατήσει πολύ. Όσο καιρό χρειαστεί για να συγκεντρώσουμε τι απαραίτητε πληροφορίε. Κύριε Ανακριτά, σα συγκεντρώω να τη συγκεντρώσετε με την περισσότερη δυνατόν ταχύτητα και διάκριση. Γιατί αυτό. Ο πατέρα μου είναι ηλικιωμένο. Αγαπητοί πολύ και δεν θα ήθελα να ασθενοχωρηθεί εξαιτία μου. Ο κλαψουριστό τόνο τη φωνή του δεν άρεσε στον κύριο Φιγγέλ. Πρόβλεπε μελοδραματική σκηνή. Κι όμω, υποσχέθηκε. Ε, σήμερα το βράδυ, το αργότερο ω αύριο, θα ξέρω περί τίνο πρόκειται. Ήταν αργά το απόγευμα. Ο δικαστή ξαναγύρισε στα ερήπια του μοναστηριού, αφού πρόβλεψε να απαγορέψει την είσοδο σε όλου του περιέργου και διεύθυνε ο ίδιο τι έρευνε, χωρίζοντα το οικόπεδο σε κομμάτια που τα έψαχναν διαδοχικά. Αλλά στο τέλο τη ημέρα δεν είχε καταφέρει τίποτα και δήλωσε στη στρατιά των δημοσιογράφων που είχαν κατακλείσει τον πύργο. Κύριοι, κύριοι Όλα μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως ο πληγωμένος είναι εδώ του χεριού μας Όλα εκτός από τα πραγματικά γεγονότα Επομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη θα πρέπει να το έχεις σκάσει και θα τον ανακαλύψουμε έξω Για λόγου όμως οργάνωσε μαζί με τον ενωματάρχη αυστηρή επιτήρηση στο πάρκο και μετά από μια ακόμα έρευνα στα σαλόνια και αφού έψαξε όλο τον πύργο και ξανακούσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πήρε τον δρόμο της διέπης μαζί με τον Αντίη Είχαν κλείσει το μπουντουάρ, είχαν μεταφέρει αλλού το πτώμα του Ζανταβάλ. Δύο γυναίκε τη περιοχή τον ξενυχτούσαν μαζί με τη Σουζάνα και τη Ραϊμόντ. Στο υπόγειο, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του δασοφύλακα που τον επιτηρούσε, ο Ισίδρο Μποτρελέ λαγοκιμόταν στον πάγκο ενό παλιού προσευγητάριου. Έξω οι χωροφύλακε, ο Κτιματίας και καμιά δωδεκαριά χωρική είχαν πάρει θέση ανάμεσα στα ερήπια και κατά μήκο των τείχων. Στις 11 όλα ήταν ήσυχα Αλλά στις 11 και 10 ακούστηκε ένας πυροβολισμός Από την άλλη μεριά του πύργου Προσοχή! Ξεφώνησε ο νόματάρχης Να μείνουν εδώ δύο άντρε. Ο φωτιά και ο Λεκανή Οι άλλοι ας τρέξουν. Όλοι όρμησαν και έκαναν το γύρο του πύργου από τα αριστερά Μόλις διέκριναν μια σιλουέτα να χάνεται μέσα στο σκοτάδι Αμέσως μετά ένας δεύτερος πυροβολισμός Του έκανε να προχωρήσουν σχεδόν ως τα σύνορα του αγροκτήματος Και τότε, όπως έφταναν όλοι μαζί στο φράχτη του Δανδρόκηπου, μια φλόγα ξεπήδησε δεξιά από το υποστατικό και αμέσως υψώθηκαν και άλλες φλόγες σε στήλε. Και εγώ μια σιταποθήκη γεμάτη άχυρο τη σκεπή. Του άτιμου! φώναξε ο εννοματάρχη. Και Αυτοί έβαλαν τη φωτιά. Πίσω του, παιδιά, δεν μπορεί να είναι μακριά. Αλλά το αεράκι έσπαχνε κιόλα στι φλόγε προ την κατοικία και έπρεπε πριν απ' όλα να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι ρίχτηκαν στη δουλειά με τη μεγαλύτερη προθυμία. Και ο Ντεζεύρ, που έφτασε αμέσω στον τόπο του ατυχήματο, του ενθάρρυνε με την υπόσχεση μια ανταμοιβή. Όταν κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά, ήταν πια 4 το πρωί. Κάθε απόπειρα καταδίωξη θα ήταν μάτι. Θα τα δούμε αυτά τα, τη μέρα, είπε ο Σίγουρα θα άφησα θα του ξαναπετύχουμε. Και δεν θα με δυσαρεστούσε, πρόσθεσε ο κύριο Ντεζέ. Αν μάθελα την αιτία αυτή τη επίθεση, μου φαίνεται ανώφαλαιο να βάζει κανεί φωτιά σε δεμάτια άχυρο. Ελάτε μαζί μου, κύριε Κόμη. σω να μπορέσω να σα πω την αιτία. Έφτασαν μαζί στα ερήπια του μοναστηριού. Ο Ενοματάρχη φώναξε. Λεκανή Φωστέ! Μερικοί χωροφύλακε έψαχναν κιόλα του δυο συναδέλφου του, που του είχαν αφήσει φρουρά. Τελικά του ανακάλυψαν μπροστά στη μικρή πόρτα. Ήταν ξαπλωμένη κατάχαμα, δεμένη, φιμωμένη και με δεμένα μάτια Κύριε Κόμη ψιθύρισε ο ενωματάρχης την ώρα που τους αλευθέρωναν Μας ξεγέλασαν σαν να παιδιά Σε τι Οι πυροβολισμοί, η επίθεση, η πυρκαγιά Όλα αυτά ήταν κόλπα για να μας παρασύρουν εκεί κάτω Ένας περισπασμός Σε αυτό το διάστημα έδεσαν τους δύο άντρε μας και τακτοποίησαν τη δουλειά τους Κι δουλειά τους ε, μα τι μεταφορά του τραυματία που να πάρει Ελάτε τώρα πιστεύετε Αν το πιστεύω Μα είναι το σίγουρο Η ιδέα αυτή μου ήρθε εδώ και μερικά λεπτά Μα τι λήθιος που είμαι να μην το έχω σκεφτεί νωρίτερα Θα τους είχαμε πιάσει όλους Ο Κεβιγιούν χτύπησε το πόδι του με μια ξαφνική έκρηξη λύσσας Μα στην οργή Πώ μπήκαν Από πού τρύπωσαν πώ τον μετέφεραν και αυτό το παλιό τόμαρο πού κρυβόταν Γιατί επιτελούς χτενίζαμε την περιοχή όλη τη μέρα και ένας άνθρωπος δεν κρύβεται σε μια τούφα γορτάρι Ιδίως άμα είναι πληγωμένος Α, μάγια είναι αυτή η ιστορία Αλλά οι εκπλήξεις του ενωματάρχη Γκευγιών δεν είχαν τελειώσει ακόμα Την Αυγή όταν μπήκαν στην αίθουσα προσευχή Που χρησιμεύε για κελί στο νερό Μποτρελέ Διαπίστωσαν πως ο νεαρός Μποτρελέ είχε εξαφανιστεί. Σκεφτό σε μια καρέκλα κοιμόταν ο δασοφύλακας Δίπλα του βρισκόταν μια κανάτα νερό και δύο ποτήρια. στο πάτο του ενός φαινόταν λίγη άσπρη σκόνη. Η εξέταση απέδειξε ότι ο Μποτρελέ νάρκωσε πρώτα τον δασοφύλακα, πήδηξε από το παράθυρο δυόμιση μέτρα ψηλό και τέλο, χαριτωμένη λεπτομέρεια, χρησιμοποίησε σκαλί την πλάτη του φυλακά του για να τον φτάσει. Απόσπασμα από τη Μεγάλη Εφημερίδα. Νυχτερινά Νέα. Απαγωγή του γιατού Ντελάτρ. Ένα τρελό τμήμα. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να τυπώσουμε, μα ήρθε μια είδηση τόσο απίθανη, ώστε δεν τολμούμε να εγγυηθούμε την αυθεντικότητά τη. Τη δημοσιεύουμε λοιπόν με κάθε επιφύλαξη. Χθε βράδυ, ο δόκτωρ Ντελάτρ, ο διάσημος χειρουργός, παρακολουθούσε με τη γυναίκα και την κόρη του την παράσταση του Ερνάνι στην Κομμεντή Φρανσέζ. Στην αρχή της τρίτης πράξης, δηλαδή γύρω στις 10, άνοιξε η πόρτα του θεωρίου του, μπήκε ένας κύριος με δύο άλλους που τον συνόδευαν, έσκυψε στο αυτί του γιατρού και του είπε αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσει η κυρία Ντελάτρ. Γιατρέ, πρέπει να εκπληρώσω μια εξαιρετικά δυσάρεστη αποστολή και θα σε σήμουν ευγνώμων αν μου διευκολυνετε τα πράγματα. Ε, Ποιο είστε κύριε. Θεζάρ. Αστυνομικό Επίτροπο. Και έχω διαταγή να σα οδηγήσω στον κύριο Ντιντουή στην αστυνομία. Μα τέλο πάντων. Αν... Ούτε μια λέξη γιατρά, σα συγκεντεύω. Ούτε μια κίνηση. Έχει γίνει ένα αξιοθρήνητο λάθο και γι' αυτό πρέπει να ενεργήσουμε σιωπηλά και να μην τραβήξουμε την προσοχή. Σα βεβαιώνω πω θα έχετε επιστρέψει πριν τελειώσει η παράσταση. Ο γιατρό σηκώθηκε και ακολούθησε τον Επίτροπο. Η παράσταση τελείωσε και δεν ξαναγύρισε. Τότε η κυρία Ανησύχησε και πείε στο αστυνομικό τμήμα Βρήκε εκεί τον αυθεντικό κύριο Θεσάρ Και κατάλαβε με τρόμο πως το πρόσωπο που ζήτησε τον άντρα της ήταν απατεώνας. Οι πρώτες έρευνε αποκάλυψαν ότι ο γιατρός μπήκε σε ένα αυτοκίνητο Και ότι αυτό το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με κατεύθυνση την πλατεία της Κονκόρτ Η δεύτερη εκδοσή μα θα ενημερώσει του αναγνώστες για την εξέλιξη αυτής της απίστευτης περιπέτεια. Όσο απίστευτη. Κι αν ήταν η περιπέτεια αυτή, ήταν αυθεντική. Εξάλλου δεν άρχισε να τελειώσει και η μεγάλη εφημερίδα βεβαιώνοντα το ανάγκηλε ταυτόχρονα και την απρόβλεπτη κατάληξή της. Σήμερα το πρωί στις 9, ένα αυτοκινήτο που απομακρύνθηκε αμέσως άφησε τον δόκτωρα Ντελάτρ μπροστά στην πόρτα του αριθμού 78 του εισοδού Ντυρέ. Το νούμερο 78 του εισοδού Ντυρέ είναι η κλινική του γιατρού Ντελάτρ και κάθε πρωί συνήθιζε να φτάνει αυτήν ακριβώς την ώρα. Όταν παρουσιαστήκαμε εκεί, ο δόκτωρο συνεδρίαζε με τον αρχηγό της αστυνομίας αλλά δέχτηκε να μας μιλήσει. Ε, το μόνο που μπορώ να σα πω... Είναι ότι μου συμπεριφέρθηκαν με το μεγαλύτερο σεβασμό. Οι τρίτη συνοδοί μου ήταν οι πιο χαριτωμένοι άνθρωποι που γνώρισα ποτέ. Ε, εξαιρετικά ευγενεί, πνευματόδει και ευχάριστοι συνομιλητέ. Ε, πράγμα μη περιφρονηταίο, να λάβει κανεί υπόψη του τη διάρκεια του ταξιδιού. Πόση ώρα κράτησε, ε, Τέσσερι ώρε περίπου. Και ο σκοπό αυτού του ταξιδιού, Με οδήγησαν σε έναν άρρωστο που χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Και η επέμβαση πέτυχε. Ναι. Αλλά φοβάμαι για την εξέλιξη. Εδώ θα μπορούσα να εγγυηθώ για τον ασθενή, αλλά εκεί. Ε, Στι συνθήκε που βρίσκεται. Άσκημε συνθήκε. Αποτρόπε. Ένα δωμάτιο παντοχίου. και δεν υπάρχει κανεί για να τον περιποιηθεί σοβαρά. Λοιπόν, τι μπορεί να τον σώσει. Ένα θαύμα. Ίσως και η εξαιρετική του κράση. Και δεν θα μπορούσατε να μα πείτε κάτι περισσότερο για αυτόν τον παράξενο πελάτη σα. Δεν μπορώ. Καταρχήν το ορκίστηκα και μετά δέχτηκα το ποσό των 10.000 φράγκων για τη λαϊκή κλινική μου. Αν δεν σωπάσουν θα μου το πάρουν πίσω. Ελάτε τώρα και το πιστεύετε αυτό. Με την μου, ναι, το πιστεύω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου φάνηκαν ιδιαίτερα σοβαροί Αυτές τις δηλώσεις μας έκανε ο δόκτρο Γνωρίζουμε εξάλλου πως ο αρχηγός της αστυνομίας Δεν κατάφερε ακόμα να το αποσπάσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίε για την επέμβαση Για τον άρρωστο και για τις περιοχές που διέσχισε με το αυτοκίνητο Φαίνεται λοιπόν δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια Την αλήθεια αυτή που δεν ήταν σε θέση να μαντέψει ο συντάχτη του παραπάνω ρεπορτάζ την είχαν ανακαλύψει πιο διοργατικοί αναγνώστε συγκρίνοντας τα γεγονότα τη προηγούμενη στον πύργο του Αμπριμεζή, τα οποία αναφέρονταν σε όλε τι εφημερίδες τη ίδια μέρα, με τι παραμικρές λεπτομέρειε. Ήταν φανερό πω υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στην εξαφάνιση του πληγωμένου διαρριχτή και στην επαγωγή του διάσημου χειρουργού, μια σχέση που δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει κανεί. Εξάλλου οι έρευνε απέδειξαν ότι αυτέ οι υποθέσει ήταν σωστέ. Ακολουθώντα τα ίχνη του ψεύτο που το έσκασε με το ποδήλατο, διαπίστωσαν πω είχε φτάσει στο δάσο του ΑΡΚ, δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα μακριά. Και πω, αφού πέταξε το ποδήλατο σε ένα χαντάκι, περπάτησε ω το χωριό σε Νικόλα, από που έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα ΑΛΦΑ ΛΑΜΒΑ ΝΙ, Γραφείο 45, Παρίσι. Κατάσταση απελπιστική. Επέμβαση κατεπίγουσα. Αποστήλατε διασημότητα από Εθνική Οδό 15. Το τεκμήριο αυτό ήταν αναμφισβήτητο. Μόλις ειδοποιήθηκαν οι συνένοχοι στο Παρίσι, βιάστηκαν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα. Στι 10 το βράδυ, έστειλαν τη διασημότητα από την Εθνική Οδό 15, που προχωρούσε κατά μήκο του δάσου του Άρκτ και κατέληγε στη Διέπη. Στο διάστημα αυτό, η συμμορία των διαδικτών εποφελήθηκε από την πυρκαγιά που άναψε. Πήρε τον αρχηγό της και τον μετέφερε σε ένα πανδοχείο όπου έγινε και η επέμβαση μόλις ο γιατρός. Δηλαδή γύρω στις 2 το πρωί. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για όλα αυτά. Ο γενικός επιθεωρητής Γκανιμάρ, ειδικά απεσταλμένος από το Παρίσι μαζί με τον επιθεωρητή Φολενφάν διαπίστωσε πως ένα αυτοκίνητο πέρασε την προηγούμενη νύχτα από το Ποντουάζ, το Γκουρνέ και τη Φόρζ. Τα ίδια ίχνη υπήρχαν και στο δρόμο από τη Διέπη προς το Άμπρι Μεζί και παρόλο που το αυτοκίνητο φαινόταν να είχε σταματήσει περίπου μισή λεύγα πριν από τον πύργο παρατήρησαν σημάδια από πολλές πατημασιές ανάμεσα στη μικρή πόρτα του πάρκου και στα ερήπια του μοναστηριού. Εξάλλου ο Γκανιμά πρόσεξε πως είχε παραβιαστεί κλειδαριά της μικρής πόρτας. Επομένω, έτσι ξεκαθάριζαν όλα. Έμενε να προσδιορίσουν το πανδοχείο που είχε αναφέρει ο γιατρό. Εύκολη δουλειά για τον Γκανιμάρ. Υπομονετικό, λαγωνικό και παλιά αστυνομική καραβάνα. Ο αριθμό των πανδοχείων ήταν περιορισμένο. Και αυτό που έψαχναν έπρεπε να βρισκόταν αναγκαστικά κοντά στο αμπριμεζί, αν υπολόγιζε κανεί την κατάσταση του τραυματία. Ο Γκανιμάρ βγήκε στο κυνήγι μαζί με τον ονοματάρχη. Έψαξαν και ερεύνησαν ότι έμοιαζε με πανδοχείο σε ακτίνα 500, 1000, 5000 μέτρων. Αλλά αντίθετα με τι προσδοκίε του, ο ετοιμοθάνατο επέμενε να παραμένει αόρατος. Ο Γκανιμάρ λύσαξε. Το βράδυ του Σαββάτου γύρισε να κοιμηθεί στον πύργο με την πρόθεση να αρχίσει την Κυριακή την προσωπική του ανάκριση. Την Κυριακή το πρωί τον πληροφόρησαν πω την ίδια νύχτα η περίπολος διέκνε μια σκιά που γλιστούσε στο σκαμμένο μονοπάτι έξω από τον τοίχο. Ήταν άραγε ένα συνένοχο που περίμενε για να συγκεντρώσει πληροφορίε. Θα έπρεπε λοιπόν να υποθέσουν πω ο αρχηγό τη συμμορία δεν είχε εγκαταλείψει το μοναστήρι ή τα περίχωρα του μοναστηριού. Το βράδυ ο Γκανιμάρ οδήγησε χωρί να κρύβεται μια ομάδα χωροφύλακε προ τη μεριά τη Αγρική, ενώ ο ίδιο και ο Φολενφάν κρατούσαν βάρδια στον εξωτερικό τείχο κοντά στην πόρτα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κάποιο ξετρύπωση από το δάσο, πέρασε την πόρτα και προχώρησε στο πάρκο. Για τρει ώρε τον παρακολουθούσαν αγυροφέρνιο ανάμεσα στα ερήπια. Να σκύβει, να σκαρφαλώνει στις παλιέ κολόνε. Από καιρό σε καιρό στεκόταν για αρκετή ώρα εκείνη. Μετά πλησίασε την πόρτα και βγήκε, περνώντα ανάμεσα από του δύο επιθεωρητές. Ο Γκανιμάρ τον άρπαξε από το γιακά, ενώ ο Φολεμφάν τον κρατούσε γερά. Δεν αντιστάθηκε καθόλου και άφησε να του δέσουν τα χέρια και να τον οδηγήσουν στον πύργο με τη μεγαλύτερη υπακούη. Αλλά όταν θέλησαν να τον ανακρίνουν, απάντησε απλά πω δεν είχε να του δώσει κανένα λογαριασμό. Και πως θα περίμενε τον ανακριτή Τότε τον έδεσαν γερά στο κάγκελο ενός κρεβατιού Σε ένα από τα δύο συνεχόμενα δωμάτια που τους είχαν παραχωρήσει Τη δευτέρα το πρωί στι μόλι έφτασε ο κύριο ο Γκανιμάρ του ανακοίνωσε αυτή τη σύλληψη. Κατέβασαν τον αιχμάλα του. Ήταν ο Ισίδωρος Μποτρελέ. Κύριε Ισίδωρο Μποτρελέ, ο κύριο Φιγέλ κατενθουσιασμένος απλώντα τα χέρια στον εφορμένο. Τι ευχάριστη έκπληξη! Ο εξαιρετικό μα ερασιτέχνη είναι εδώ, στη διάθεσή μα. Μα τούτο είναι ανέλπιστο. Κύριε Επιθεωρητά, επιτρέψατε μου να σα παρουσιάσω τον κύριο Μποτρελέ, μαθητή τη ρητορική στο κολέγιο Ζανσόν Σαγί. Ο Γκανιμάρ φαινόταν κάπω χαμένο. Ο Ισίδωρος υποκλήθηκε βαθιά μπροστά του, σαν να χαιρετούσε έναν συνάδελφο που εκτιμούσε ιδιαίτερα, και στράφηκε στον κύριο Φιγέλ. Φαίνεται, κυρία Ανακριτά, πω συγκεντρώσατε καλέ πληροφορίε για μένα. Άριστε. Καταρχήν, βρισκόσαστε πράγματι στη Βελερός... τη στιγμή που η δεσποινή Ντεσσεμβεράν νόμισε πως σα είδε στο σκαμένο μονοπάτι. Δεν αμφιβάλλω πω θα διαπιστώσουμε την ταυτότητα του Σοσίε σα. Μετά είστε πράγματι ο Ισίδωρος Μποτρελέ, μαθητής της ρητορική και μάλιστα εξαίρετος μαθητής, εργατικός και παραδειγματικής διαγωγής. Ο πατέρας σας κατοικεί στην επαρχία και βλέπετε μια φορά το μήνα τον κηδεμόνα σας κύριο Μπερνό. Τον είδαμε και μας είπε τα καλύτερα λόγια για σας. Επομένως λοιπόν... Επομένως λοιπόν είστε ελεύθερος. Απόλυτα ελεύθερος. Απόλυτα. Ε, <χε> θα θες όμως ένα μικρό... Πολύ μικρό όρο. Θα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αφήσω ελεύθερο έναν γύριο που ποτίζει ναρκωτικά τον κόσμο, που το σκάει από τα παράθυρα, που τον συλλαμβάνουν μετά επαυτοφόρο να αλητεύει σε ιδιωτικά κτήματα ή τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω χωρί κάποια ανταμοιβή. Περιμένω. Λοιπόν, πρόκειται να συνεχίσουμε τη συζήτηση που αφήσαμε στη μέση. Και εσεί θα μου πείτε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνέ σα. Είχατε δύο μέρε ελεύθερε. Πρέπει να έχουν προχωρήσει αρκετά. Και ο δικαστή φώναξε στον Κανημάρ που ετοιμαζόταν να βγει, περιφρονώντα δίθεν αυτά τα καμώματα. Μα όχι, κύριε επιθεωρητά, η θέση είναι εδώ. Σα βεβαιώνω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσετε τον κύριο Ισίδωρο Μποτρελέ. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μου, ο κύριο Ισίδωρο Μποτρελέ έχει αποκτήσει στο κολέγιο Ζανσόν Ντεσαγή φήμη οξυδερκέστα του παρατηρητή, που δεν του τίποτα. Και μου είπαν πως οι σημαντητές του τον θεωρούν ανταγωνιστή σα Αντίπαλο του Χέρλογ Σόλμς. Σοβαρά ε. Έκανε ηρωνικά ο Γκανημάρα. Μάλιστα. Ένας τους μου έγραψε. Ε, Αν ο Μποτρελέ δηλώνει πως γνωρίζει μην αμφιβάλλετε ότι είναι η ακριβής έκφραση της αλήθειας. Κύριε Ισίδωρο Μποτρελέ. Να, η μοναδική ευκαιρία για να δικαιώσετε την εμπιστοσύνη των συντρόφων σα. Σα εξορκίζω. Πείτε μα την ακριβή έκφραση τη αλήθεια. Ο Ισίδωρο τον άκουγε χαμογελώντα. <laughs> κύριε Ανακριτά, είστε άσπλαχνο. Σαρκάζεται του φτωχού μαθητέ που διασκεδάζουν όπω μπορούν. Έχετε απόλυτο δίκιο εξάλλου. Και δεν θα σα δώσω άλλη ευκαιρία να με κοροϊδέψετε. Τα λέτε αυτά γιατί δεν ξέρετε τίποτα, κύριε Ισίδωρο Μποτρελέ. Ομολογώ πολύ ταπεινά πω δεν ξέρω τίποτα. Γιατί δεν μπορώ να ονομάσω, ξέρω κάτι, την ανακάλυψη δύο-τριών πολύ συγκεκριμένων στοιχείων που είναι αδύνατο να σα έχουν διαφύγει. Παραδείγματο χάρη. Παραδείγματο χάρη το αντικείμενο τη κλοπή. Μα τελικά γνωρίζετε ποιο ήταν το αντικείμενο τη κλοπής Όπω και εσείς δεν αμφιβάλλω. Ήταν μάλιστα το πρώτο πράγμα που μελέτησα γιατί μου φάνηκε το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, μιλάτε σοβαρά. Για το όνομα του Θεού, ασφαλώ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα σωστό συλλογισμό. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο. Και ποιο συλλογισμό. Θα σα τον πω χωρί σχόλια. Από τη μια μεριά διεπράχθη κλοπή αφού και οι δύο δε είναι σύμφωνε και αφού είδαν αλήθεια δύο άντρε να φεύγουν με αντικείμενα. Η κλοπή διεπράχθη. Από την άλλη μεριά δεν εξαφανίστηκε τίποτα αφού το βεβαιώνει ο κύριο Ντεζέβρ, που είναι καλύτερα από οποιονδήποτε σε θέση να το γνωρίζει. Τίποτα δεν εξαφανίστηκε. Από αυτέ τι δύο διαπιστώσει βγαίνει αναπόφευκτα το εξή συμπέρασμα. Από τη στιγμή που έγινε η κλοπή και που τίποτα δεν λείπει. Η μόνη λύση είναι να αντικαταστάθηκε το κλεμμένο αντικείμενο με ένα άλλο ίδιο και απαράλακτο. Σπέβδω να σα πω εδώ ότι δεν είναι απαραίτητο ο συλλογισμό αυτό να επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Ισχυρίζομαι όμω πω είναι ο πρώτο που μα προσφέρεται και πω δεν έχουμε το δικαίωμα να τον παραμερίσουμε παρά μόνο μετά από σοβαρό έλεγχο. Πράγματι. Πράγματι. Μουρμούρισε ο ανακριτή που είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται φανερά. Λοιπόν, συνέχισε ο Ισίδωρο. Τι υπήρχε σε αυτό το σαλόνι που θα τραβούσε του διαρρήκτε. Δύο πράγματα. Πρώτα η ταπετσαρία. Δεν ήταν όμω δυνατόν να έγινε κάτι τέτοιο γιατί μια παλιά ταπετσαρία δεν αντιγράφεται και η αντικατάσταση θα ήταν ολοφάνερη. Μένουν οι τέσσερι Ρούμπεντ. Τι λέτε. Λέω πω οι τέσσερι Ρούμπεντ που κρέμονται σε αυτό το το τοίχο είναι πλαστή Αδύνατον Είναι απριόρι πλαστή, αναγκαστικά και αμετάκλητα. Σα επαναλαμβάνω πω είναι αδύνατο. Εδώ και ένα χρόνο, κύριε Ανακριτά, ένα νέο ονόματι Αρπενέ. Εμφανίστηκε στον πύργο του Αμπριμεζή και ζήτησε την άδεια να αντιγράψει τους του πίνακε του Ρούμπεντ. Ο κύριο Ντεζέβρ του το επέτρεψε. Για πέντε μήνε ο Σαρπενέ δούλευε κάθε μέρα σε αυτό το σαλόνι από το πρωί στο το βράδυ. Οι αντιγραφέ που έκανε πίνακε και κορνίζε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θέση των τεσσάρων μεγάλων αυθεντικών πινάκων που κληρονόμησε ο κύριο Ντεζέβρ από το θείο του, Μαρκίσιο τη Μπομπαντίγια. Και η απόδειξη. <χω> Δεν έχω να σα δώσω απόδειξη. Ένα πίνακα είναι πλαστό γιατί είναι πλαστό. Και δεν μου φαίνεται καν απαραίτητο να εξετάσουμε αυτούς εδώ Ο κύριος φιγγέλ και ο Γκανιμάρ άλλο το κοιτάχθηκαν χωρίς να μπορούν να κρύψουν την καταπληξή τους Ο επιθεωρητής δεν σκεφτόταν πια να φύγει Στο τέλος ο ανακριτής ψιθυρίσε Θα πρέπει να μάθουμε τη γνώμη του κυρίου Ντεζεύρ Και ο Γκανιμάρ συμφώνησε Θα πρέπει, θα πρέπει να μάθουμε τη γνώμη του Και διέταξαν να παρακαλέσουν τον Κόμι να έρθει στο σαλόνι. Ο είχε αποκομίσει έναν πραγματικό θρίαμβο. Εξανάγκασε δύο επαγγελματίε, δύο παλιού αστυνομικού να εκτιμήσουν τι υποθέσει του, πράγμα για το οποίο θα καμάρωνε ο καθένα. Αλλά ο Μποτρελέφ φαινόταν ανέστητο σε κάτι τέτοιε ασήμαντε, εγωιστικέ ικανοποιήσει και περίμενε πάντα χαμογελαστό και δίχως την παραμικρή ηρωνία. Σε λίγο έφτασε ο Κόμι. Κύριε Κόμι, στην εξέλιξη τη ερευνά μα αντιμετωπίζουμε ένα ενδεχόμενο εντελώς απροσδόκητο και σας το υποβάλλουμε με κάθε επιφύλαξη. Θα ήταν δυνατόν, επαναλαμβάνω, θα ήταν δυνατόν οι διαρρήκτες που μπήκαν εδώ να είχαν σκοπό να κλέψουν τους τέσσερις Ζρούμπενσας ή τουλάχιστον να τους αντικαταστήσουν με τέσσερις αντιγραφές. Τις αντιγραφές που έκανε εδώ και ένα χρόνο ένα ζωγράφος ονόματι Σαρπενέ. Θα θέλατε να εξετάσετε αυτούς τους πίνακες και να μας πείτε αν είναι αυθεντικοί. Ο Κόμις φάνηκε να συγκρατεί μια κίνηση της αρέσκειας. Κοίταξε προσεκτικά τον Πότρελε και τον κύριο φιγγέλ και απαντήσε χωρίς να κάνει καν τον κόπο να πλησιάσει τους πίνακες. Έλπιζα κυρία Ακριτά πως η αλήθεια θα έμενε μυστική. Αφού δεν γίνεται αυτό δεν θα διστάσω να σα δηλώσω ότι οι τέσσερι πίνακε είναι πλαστεί. Το γνωρίζετε λοιπόν. Από την πρώτη στιγμή. Και γιατί δεν το λέγατε, Ο κάτοχος ενό αντικειμένου δεν βιάζεται ποτέ να πει ότι το αντικείμενο αυτό δεν είναι ή δεν είναι πια αυθεντικό. Έτσι ε, όμω ήταν ο μόνο τρόπο να του ξαναβρείτε. Υπήρχε ένα καλύτερο. Ποιο. Να μην κοινολογηθεί το μυστικό. Να μην τρομοκρατηθούν οι κλέφτε και να του προτείνω την εξαγορά των πινάκων που οπωσδήποτε θα του δημιουργούν προβλήματα. Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί τους Ο κόμις έμεινε σιωπηλός Και στη θέση του απάντησε ο Ισίδωρος Με μια αναγγελία σε δυο εθημερίδες Είμαι διατεθειμένος να εξαγοράσω τους πίνακες Ο κόμις εγκατατέθηκε με ένα νεύμα του κεφαλιού Για μια ακόμη φορά ο νεαρός έδινε ένα μάθημα στους προσβυτέρους του Ο κύριος Φιγέλ φανήκε καλό παίχτης. Τελικά αγαπητέ μου κύριε. Αρχίζω να πιστεύω πως δεν έχουν εντελώς άδικο οι συμμαθητέ. Διάβολε. Τι μάτια. Τι διέστηση. Αν συνεχίσετε έτσι ο κύριος Γκανίμαρ και εγώ δεν θα έχουμε τίποτα να κάνουμε. <χω>, μα όλα αυτά δεν είναι διόλου σύνθετα. Θέλετε να πείτε πως τα υπόλοιπα είναι πιο μπλεγμένα. <χω> Θυμάμαι όμως στην πρώτη μας συνάντηση δείχνατε να ξέρετε περισσότερα. Για ελάτε. Από ό,τι θυμάμαι ισχυριζόσαστε πως γνωρίζετε το όνομα του δολοφόλου Πραγματικά Ποιος σκότωσε λοιπόν τον Ζανταβάλ Είναι ζωντανό αυτός ο άνθρωπος που κρύβεται Έχει γίνει μια παρεξήγηση ανάμεσά μας κύριε Ανακριτά Ή μάλλον μια παρεξήγηση ανάμεσα σε εσάς και την αλήθεια Ο δολοφόνος και ο φυγάδας είναι δύο ξεχωριστά πρόσωπα Τι είναι αυτά που λέτε ο άνθρωπο που είδε ο κύριο Ντεζεύ στο μπουντουάρ που πάλεψε μαζί του. Ο άνθρωπο που είδαν οι δεσπινίδε στο σαλόνι και που πυροβόλησε η δεσπινή Ντεσέν Ο άνθρωπο που έπεσε στο πάρκο και που αναζητούμε. Ο άνθρωπο αυτό δεν σκότωσε τον Ζανταβάλ. Όχι. Μήπω ανακαλύψετε τα ίχνη ενό τρίτου συνενόχου που εξαφανίστηκε πριν φτάσουν οι δεσπινίδε. Όχι. Ε τότε δεν καταλαβαίνω. Ποιο λοιπόν είναι ο δολοφόνο του Ζαν ο Ζαν Νταβάλ δολοφονήθηκε από. Ο Μπότρελε κόμπιασε, έμεινε σκεφτικό για ένα λεπτό και συνέχισε. Αλλά προηγουμένω πρέπει να σα δείξω το δρόμο που ακολούθησε για να φτάσω στη βεβαιότητα και τι αιτίε του φόνου. Διαφορετικά η κατηγορία μου θα σα φανεί τερατώδη. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν την πρόσεξε κανεί, και όμω έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Ζαν Νταβάλ την ώρα που χτυπήθηκε, φορούσε όλα του τα ρούχα. τι εκδρομικέ του μπότε με δύο λόγια ό,τι φορούσε και τη μέρα. Αλλά το έγκλημα έγινε στι 4 το πρωί. Ε, Σημείωσα αυτό το αξιοπερίεργο γεγονό. Ο κύριο Ντεσεύρ μου απήντησε πω ο Νταβάλ εργαζόταν ένα μεγάλο μέρο τις νύχτες Αντίθετα, οι υπηρέτε λένε πω κοιμόταν συνήθω πολύ νωρί. Αλλά α παραδεχτούμε πω ήταν ξύπνιο. Γιατί ξέστρωσε το κρεβάτι του έτσι ώστε να φαίνεται πω είχε ξαπλώσει. Και αν ήταν ξαπλωμένο, γιατί όταν άκουσε το θόρυβο έκανε τον κόπο να βάλει όλα του τα ρούχα αντί να ρίξει κάτι πάνω του. Πήγα στο δωμάτιό του την πρώτη μέρα, την ώρα που γευματίζεται. Οι παντόφιλε του ήταν στα πόδια του κραβατιού. Γιατί δεν τι έβαλε αντιναφορέ τι βαριέ πεταλωμένες του πότε. Ω τώρα δεν μπορώ να δω. Ω τώρα δικαιολογημένα δεν μπορείτε να δείτε παρά μόνο παράξενα πράγματα. Μου φάνηκαν όμω ακόμα πιο ύποπτα, όταν έμαθα από ο ζωγράφο Σαρπενέ, ο αντιγραφέα των ρούπεσ, συστήθηκε στον κόμι από τον ίδιο το Σάντα Και λοιπόν, και λοιπόν το γεγονό αυτό απέχει ελάχιστα από το συμπέρασμα ότι ο Ζαντάβ και ο Σαρμπενέ ήταν συνένοχοι. Τη σχέτηση αυτή την έκανα την ώρα που κουβεντιάζαμε Λίγο βιαστικά μου φαίνεται Είναι αλήθεια, μας χρειάζεται μια πιο συγκεκριμένη απόδειξη Ανακάλυψα στο δωμάτιο του Νταβάλ σε ένα χαρτί του Σούμε που χρησιμοποιούσε συνήθως αυτήν είναι εδώ τη διεύθυνση Που μπορείτε να τη δείτε ξαπατικομένη από την ανάποδη στο στυπόχαρτο Κύριον Α Λάμδα Γραφείο 45 Παρίσι Την επομένη ανακάλυψα ότι... Το τηλεγράφημα που έστειλε από το Σεν Νικολά ο ψευτοοδικό είχε την ίδια διεύθυνση. Α, Λ, Ν, γραφείο 45. Άρα υπάρχει και η ηλική απόδειξη ότι ο Ζανταβάλ αλληλογραφούσε με τη συμμορία που οργάνωσε την κλοπή των πινάκων. Ο κύριος Φιγέλ δεν έφερε καμιά αντίρρηση. Ας είναι. Η συνενοχή αποδείχτηκε. Και τι συμπεραίνατε από όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, πω ο φυγάδα δεν σκότωσε τον Ζανταβάλ αφού ο Ζαν Νταβάλ ήταν συνανοχός του. Τότε, κύριε Αναγκριτά, θυμηθείτε τις πρώτες λέξεις που πρόφερε ο κύριος Ντεζεύρ μόλις συνήλθε από τη λιποθυμία του. Τις λέξεις αυτές τις ανέφερε η δεσπνής και είναι σημειωμένες στα πρακτικά. Δεν είμαι πληγωμένος και ο Νταβάλ ζει το μαχαίρι και θα σας παρακαλέσω να τη συσχετίσετε με αυτό το μέρος της αφήγησής του επίσης σημειωμένο στα πρακτικά όπου ο Αφηγείτε την επίθεση. Ο άνθρωπος όρμησε πάνω μου Και με με μια γροθιά στο σβέρκο. Πώς ήταν δυνατόν ο κύριος Ντεζεύρ Που λιποθύμησε αμέσως Να ξέρει όταν συνήλθε Πως ο Νταβάλ χτυπήθηκε με μαχαίρι Ο Τρελέ δεν περίμενε απάντηση στην ερώτησή του. Θα λέγε κανεί πω βιαζόταν να απαντήσει μόνο του και να αποφύγει έτσι κάθε σχόλιο. Έτσι εξακολούθησε. Λοιπόν, ο Ζαν Νταβάλ οδήγησε του διαρρήκτε σε αυτό το σαλόνι. Ενώ βρισκόταν εδώ με τον αρχηγό του, ακούστηκε ένα θόρυβος στο μπουντουάρ. Ο Νταβάλ ανοίγει την πόρτα, αναγνωρίζει τον κύριο Ντεζέβρ και ορμά κατά πάνω του με ένα μαχαίρι. Ο κύριο Ντεζέβρ καταφέρνει να του αποσπάσει το μαχαίρι. Τον χτυπάμε αυτό και πέφτει και ο ίδιο, χτυπημένο από το ίδιο άτομο που σε λίγα λεπτά είδαν και οι δύο κοπέλε. Και πάλι ο κύριο Φιγγέλ και ο επιθεωρητή αλληλοκοιτάχτηκαν. Ο Γκανιμάρ ύψωσε αμήχανα το κεφάλι. Ο δικαστή συνέχισε. Κύριε Κόμι, θα πρέπει να πιστέψω πω είναι ακριβή αυτή η εκδοχή. Ο κύριο Ντεζεύρ δεν απάντησε. Ελάτε, κύριε Κόμη, η σιωπή σα να υποθέσουμε. Ο κύριος Ντεζέβ πρόφερε πολύ αργά. Η εκδοχή αυτή είναι ακριβή σε όλα τα σημεία. Ο δικαστής αναπήδησε. Ε, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί παραπλανήσατε τη δικαιοσύνη. Γιατί αποκρύψατε μια πράξη που είχατε κάθε δικαίωμα να κάνετε, αφού βρισκόσαστε σε νόμιμη άμυνα. Ο Νταβάλ εργαζόταν μαζί μου εδώ και 20 χρόνια. Είπε ο κύριο Του είχα εμπιστοσύνη. Οι υπηρεσίε του ήταν ανεκτήμητε. Αν και με Ποιο ξέρει σε ποιο πειρασμό να υπέκυψε, τουλάχιστον δεν ήθελα σε ανάμνηση του παρελθόντος να γίνει γνωστή η προδοσία Δεν το θέλατε. Α είναι. Οφείλεται όμω. Δεν είμαι τη αυτή γνώμη, κύριε Επιθωρητά. Από τη στιγμή που δεν κατηγορήθηκε κανεί αθώος για το έγκλημα, είχα το απόλυτο δικαίωμα να μην κατηγορήσω αυτόν που ήταν ταυτόχρονα ο ένοχο και το θύμα. Είναι νεκρό. Νομίζω πω ο θάνατο είναι αρκετή τιμωρία. Ναι, αλλά τώρα, κύριε Κόμη, τώρα που μάθαμε την αλήθεια, μπορείτε να μιλήσετε. Ναι, ναι. Να δύο προσχέδια, από γράμματα που έγραφε στου συνελόγους του. Τα πήρα από το ποτοφόλι του λίγα λεπτά μετά το θάνατό του. Θάλατου. Και το κίνητρο της κλοπής. Πηγαίνετε στη Διέπη, στο νούμερο 18, τη Δούντε Λαμπάρ. Εκεί μένει μια κάποια κυρία Βερδιέ. Ο Νταβάλ γνώριζε εδώ και δύο χρόνια αυτή τη γυναίκα και έκλεψε για χάρη τη για να τη βοηθήσει στι χρηματικέ τη ανάγκε. Έτσι ξεκαθάριζαν όλα. Το μυστήριο έβγαινε από τη σκιά και φωτιζόταν όλο και περισσότερο. Α συνεχίσουμε, είπε ο κύριο Φιγγέλ όταν αποσύρθηκε ο κόμι. Μα την πίστη μου, είπε χαραπά ο Μποτρελέ. Η παρακαταθήκη μου τελειώνει όπου είναι. Και ο Φιγάδα ο πληγωμένο. Γι' αυτό, κύριε Ανακριτά, ξέρετε όσα και εγώ. Ακολουθήσατε το πέρασμά του στη χλώρη του μοναστηριού. Γνωρίζετε. Ναι, γνωρίζω. Αλλά από τότε τον μετέφεραν. Και αυτό που θα ήθελα είναι πληροφορίε για το πανδοχείο. Ο Ισίδρο Μποτρελέ έσκασε στα χέρια Το πανδοχείο, μα δεν υπάρχει πανδοχείο. Είναι ένα κόλπο για να παραπλανηθεί η αστυνομία. Ένα ιδιοφυέ κόλπο αφού πέτυχε. Κι όμω ο γιατρό Ντελάρτ βεβαιώνει. Ε, μα ακριβώ. Ακριβώ επειδή το βεβαιώνει ο γιατρό δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Πώ. Ο γιατρό Δε Λάτρ δεν θέλησε να πει τίποτα γύρω από την περιπέτειά του Διηγήθηκε μόνο τις πιο ασαφείς λεπτομέρειες Δεν θέλησε να πει τίποτα που θα μπορούσε να εκθέσει τον πελάτη του Και ξαφνικά προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σε ένα πανδοχείο Μα να είστε σίγουροι ότι ανέφερε το πανδοχείο επειδή του το υπέβαλαν Να είστε σίγουροι πως όλη την ιστορία που με ξεφούρνησε Του την είχαν υπαγορέψει αφού τον απειλήσαν με τ ο γιατρό έχει γυναίκα και μια κόρη. Και τις αγαπά πολύ για να παρακούσει σε ανθρώπου που δοκίμασε την καταπληκτική του δύναμη. Και για το λόγο αυτό μα έδωσε την πιο συγκεκριμένη ένδειξη. Τόσο συγκεκριμένη ώστε δεν μπορούμε να βρούμε το πανδοχείο. Τόσο συγκεκριμένη ώστε την αναζητάτε συνεχώ. Εναντίον κάθε αληθοφάνεια. Και ώστε να παραβλέπετε το μόνο μέρο που μπορεί να βρίσκεται ακόμα ο άνθρωπο. Αυτό το μυστηριώδε μέρο που δεν εγκατέληψε, Που δεν μπόρεσε να εγκαταλήψει από τη στιγμή που τον πλήγωσε η δεσμηνή Dessemberant. Και που κατάφερε να συρθεί εκεί μέσα σαν ζώο στη φωλιά του Αλλά πού να πάρει ο διάολος Στα του παλιού αβαίου Μα δεν υπάρχουν πια την Κατηγκρεμισμένη τύχη με κολόνε. Εκεί έχει χωθεί κύριε ανακριτά Εκεί πρέπει να περιοριστούν οι έρευνε σας Εκεί και πουθενά άλλου Δεν θα βρείτε τον Αρσέν Λουπέν Τον Αρσέν Λουπέν Ακολούθησε μια κάπω επίσημη συγγή. Αντιχούσαν ακόμα οι συλλαβέ αυτού του διάσημου ονόματο. Ο Αρσέν Λουπέν, ο μέγας τυχοδιώκτη, ο άρχον των διαρρικτών. Μα ήταν δυνατόν να είναι αυτό ο ιτημένο και όμω αόρατο αντίπαλο που τον καταδίωκαν μάταια εδώ και τόσε μέρε. Μα για έναν ανακριτή, το να παγιδέψει και να συλλάβει τον Αρσέν Λουπέν σήμαινε άμεση προαγωγή, δύναμη, δόξα. Ο Γκανιμάρ δεν είχε σαλέψει. Ο Ισίδωρο του είπε: Συμφωνείτε με την άποψή μου, έτσι δεν είναι, κύριε επιθεωρητά. Μα ασφαλώ. Και εσεί το ίδιο, έτσι δεν είναι. Δεν αμφιβάλλεται στιγμή πω αυτό ήταν ο όργανο τη αυτή της υπόθεση. δευτερόλεπτο Η υπογραφή του φαίνεται. Ένα κόλπο του Αρσέν Λουπέν διαφέρει από ένα άλλο όσο ένα πρόσωπο μέσα στο πλήθο. Χρειάζεται μόνο να ανοίξει κανεί τα μάτια του. Νομίζετε, νομίζετε. Επανλάμβανε μηχανικά ο κύριο Φιγγέλ. <laughs> νομίζω. Προσέξτε μόνο αυτή τη μικρή λεπτομέρεια Με ποια αρχικά αλληλογραφούσε μεταξύ τη η συμμορία Αλφα Λάμδα Νη Δηλαδή το αρχικό του αρσέν Και το πρώτο και τελευταίο γράμμα του ονόματος Λουπέν Δεν σας ξεφεύγει τίποτα Ο γερόν καταθέτει τα όπλα και σας δίνει τα θερμά του συγχαρητήρια Ο Μποτραλέκο κίνησε από ευχαρίστηση Και έσφιξε το χέρι που του έτεινε ο επιθεωρητής οι τρεις άντρε είχαν πλησιάσει στο μπαλκόνι και παρατηρούσαν την έκταση των αριπίων Ο κύριο Φιγέλ ψιθύρισε. Άρα θα βρίσκεται εκεί Είναι εκεί Έκανε υπόκοφα ο Μποτρελέ Είναι εκεί από τη στιγμή που έπεσε Λογικά και πρακτικά δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγει χωρίς να τον δουν οι δεσποινοίς Ντεσέμβαρο και οι δύο υπηρέτε. Τι απόδειξη έχετε γι' αυτό Την απόδειξη μα την έδωσαν οι συνενοχοί του Το πρωί κιόλας, ένα του μεταμπιέστηκε σε αμαξά και σα οδήγησε εδώ. Για να ξαναπάρει το κασκέτο που ήταν τεκμήριο. Έστω. Αλλά ουσιαστικά για να ερευνήσει την περιοχή. Να δει ο ίδιο και να βεβαιωθεί για την τύχη του αφεντικού του. Και βεβαιώθηκε. Έτσι υποθέτω. Αφού γνώριζε την κρυψόνα του. Και υποθέτω πω όταν κατάλαβε την απελπιστική κατάσταση του αρχηγού του, ανησύχησε και τότε έκανε την απροσεξία να γράψει αυτό το απειλητικό σημείωμα. Αλίμονο την κοπέλα αν σκότωσε το αφεντικό. Αλλά μετά οι φίλοι του κατάφεραν να τον μεταφέρουν. Πότε. Οι άντρε σα δεν εγκατέλειψαν ούτε στιγμή τα ερήπια. Και μετά, πού θα μπορούσαν να τον μεταφέρουν. Το πολύ σε καμιά εκατοστή μέτρα απόσταση, γιατί ένα ετοιμοθάνατο δεν μπορεί να ταξιδέψει. Μα τότε θα τον είχατε βρει. Όχι, σα λέω, είναι εκεί. Οι φίλοι του δεν θα τον έπαιρναν ποτέ από το πιο σίγουρο καταφύγιο του. Εκεί του πήγαν και το γιατρό, την ώρα που οι χωροφύλακε έτρεχαν σαν μορά παιδιά στη φωτιά. Μα πώ έτσι. Για να ζήσει χρειάζεται τροφή, νερό. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ξέρω Αλλά σασορικίζουμε, είναι εκεί Είναι εκεί γιατί το αντίθετο είναι αδύνατον. Είμαι τόσο σίγουρο σαν να τον βλέπω, σαν να τον αγγίζω Είναι εκεί Και δείχνοντας με το δάχτυλο τα ερήπια Σχεδίαζε στον αέρα έναν μικρό κύκλο Όλο ένα μικρότερο Ώσπου να καταλήξει να είναι μια τελεία Και οι δυο σύντροφοι έψαχναν απεγνωσμένα να εντοπίσουν αυτή την τελεία Σκημένοι στο μπαλκόνι Συνεπαρμένοι από την πίστη του Μποτρελέ Και την ακράδαντη υπεποίθηση που τους επέβαλε Ναι Ο Αρσέν Λουπέν ήταν εκεί Ήταν εκεί θεωρητικά και πρακτικά Κανείς τους δεν μπορούσε πια να αμφιβάλει Και η γνώση Πως μπροστά του σε κάποιο σκοτεινό καταφύγιο Κοιτώταν ο διάσημος τυχοδιώκτης αβοήθητο, άρρωστο και εξαντλημένο, Έδινε ένα εντυπωσιακό και τραγικό στοιχείο στην υπόθεση. Και αν πεθάνει, είπε ο κύριος Φιγέλ με χαμηλή φωνή. Αν πεθάνει, απάντησε ο Μπότραλέ, και βεβαιωθούν γι' αυτό οι συνένοχοί του, φροντίστε να σώσετε τη δεσποινίδα Ντεσεμβεραν, κύριε Δικαστά, γιατί η εκδίκησή τους θα είναι τρομακτική. Λίγα λεπτά αργότερα, παρόλες τις αντιρρήσει του κυρίου Φιγέλ που δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί αυτόν τον πολύτιμο βοηθό ο Μποτρελέ, που οι διακοπέ του τελείωναν εκείνη τη μέρα ξανά το δρόμο της διέπης Έφτασε στο Παρίσι γύρω στις 5 και στις 8 διάβαινε μαζί με τους συμμαθητές του την πόρτα του κολεγίου Ζανσόν ο Γκανιμάρ, ύστερα από μια ιδιαίτερη λεπτομερή και εξίσου άκαρπη εξεραίμιση των αριπιών του Αμπριμερζή, επέστρεψε με τη βραδινή ταχεία. Φθάνοντας σπίτι του, βρήκε αυτό το τηλεγράφημα. Κύριε Γενικέ, επιθεωρητά, βρήκα λίγο καιρό στο τέλος της ημέρας για να συγκεντρώσω μερικέ συμπληρωματικέ πληροφορίε που είμαι βέβαιο πω θα σα ενδιαφέρουν. Εδώ και ένα χρόνο, ο Λουπέν ζει στο Παρίσι με το όνομα Adiende Votrex. Είναι ένα όνομα που είχατε την ευκαιρία να δείτε συχνά στα κοσμικά χρονικά και στην αθλητική στήλη. Είναι κοσμογυρισμένο, απουσιάζει για μεγάλα διαστήματα, όπου λέγεται ότι κυνηγά την τίγρη στη Βενγάλη και τη γαλάζια Λεπού στη Σιβηρία. Φημολογείται πω ασχολείται με εμπορικέ υποθέσει. Αλλά κανεί δεν ξέρει με ποιε ακριβώ. Η τωρινή του διεύθυνση. 36, Οδό Μαρμπεφ. Θα σα παρακαλέσω να προσέξετε πω η Οδό Μαρμπεφ είναι δίπλα στο ταχυδρομείο αριθμό 45. Δεν έχουμε κανένα νέο του Εντιέντε Βοτρέξ από την 5η 23 Απριλίου, παραμονή τη επίθεση στο Αμπριμεζή. Δεχτείτε, κύριε Γενική Επιθεωρητά, με την ευγνωμοσύνη μου για την εύνοια που μου δείξατε, την έκφραση των καλύτερων αισθημάτων μου. Ησίδερο Μποτρελέ. Ιστερόγραφο. Ιδίω μην πιστέψετε ότι ταλαιπωρήθηκα πολύ για να συγκεντρώσω αυτέ τι πληροφορίε. Το πρωί του εγκλήματο, την ώρα που ο κύριο Φιγέλ συνέχιζε την ανάκριση του μπροστά σε μερικού προνομιούχου, είχα την ευτυχή έμπνευση να εξετάσω το κασκέτο του Φιγάδα πριν το αλλάξει ο ψευτό αμαξάς. Θα καταλάβατε βέβαια πω μου αρκούσε το όνομα του καπελά για να βρω την κατευθυντήρια γραμμή που με οδήγησε στον αγοραστή και στο σπίτι του. Την άλλη μέρα το πρωί ο Γκανιμάρ παρουσιάστηκε στον αριθμό 36 της Οδού Μαρμπεφ Αφού τον πληροφόρησε ο Θυρορός, έβαλαν να ανοίξουν το δεξί διαμέρισμα του Ισογείου όπου ανακάλυψε μόνος τάχτες τον τζάκι. Τέσσερις μέρες νωρίτερα δυο φίλοι είχαν έρθει και έκαψαν όλα τα ενοχοποιητικά χαρτιά Αλλά την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει ο Γκανιμάρ συνάντησε τον ταχυδρόμο που έφερνε ένα γράμμα στον κύριο Βοτρέξ. Το απόγευμα. Το γράμμα βρισκόταν στο κακουργοδικείο που είχε αναλάβει την υπόθεση. Είχε ταχυδρομηθεί από την Αμερική και περιείχε τα παρακάτω γραμμένα Αγγλικά. Κύριε, επιβεβαιώνω την απάντηση που έδωσα στον πράκτορά σας. Μόλις έρθουν στην κατοχή σας οι τέσσερις πίνακε του κύριου Ντεζεύρ, αποστήλατε τους με το συμφωνημένο τρόπο. Προσθέστε και τα υπόλοιπα αν καταφέρετε να επιτύχετε, πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω. Όπως αναγκάζομαι να φύγω... για μια αναπρόβλεπτη υπόθεση... θα φτάσω σχεδόν μαζί με το γράμμα. Θα με βρείτε στο Grand Hotel. Χάρλινγκτον. Την ίδια μέρα ο Γκανιμάρ... Εφοδιασμένο με ένα ένταλμα σύλληψη, οδηγούσε στο κρατητήριο τον κύριο Χάρλιγκτον, Αμερικανό πολίτη, κατηγορούμενο για κλεπταποδοχή και συνενοχή σε κλοπή. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 24 ώρε, χάρη στι απρόσμενε υποδείξει ενό παιδιού 17 χρονών, ξεκαθάριζαν όλα τα σκοτεινά σημεία αυτή τη υπόθεση. Σε 24 ώρε γινόταν καθαρό και απλό αυτό που ήταν πριν ανεξήγητο. Σε 24 ώρε. Είχε ματαιωθεί το σχέδιο της συμμορίας για να σώσει τον αρχηγό της. Ήταν βέβαιη η σύλληψη του Αρσέν Λουπέν, πληγωμένου και έτοιμο θάνατου. Η συμμορία του είχε αποδιοργανωθεί, ήταν γνωστή η κατοικία του στο Παρίσι, το ψευδόνυμό του, και για πρώτη φορά η αστυνομία αποκάλυπτε ένα από τα πιο επιδέξια και καλομερετημένα του σχέδια πριν το φέρει σε πέρας. Κάτι σαν ένας τεράστιος αναλαγμός κατάπληξη θαυμασμού και περιέργεια, υψώθηκε από το κοινό Ήδη ο δημοσιογράφος της Βουέν είχε εξιστορήσει σε ένα πολύ πετυχημένο άρθρο την πρώτη ανάκριση του νεαρού ρητορικού τονίζοντας την καλή του θέληση, την απλοϊκή του γοητεία και τη γαλή μία αυτοπεποίθησή του οι αθέλητες αδιακρισίες του Γκάνιμαρ και του κυρίου Φιγέν που τους παρέσυρε κάτι σημαντικότερο από την επαγγελματική τους υπερηφάνεια αποκάλυψαν στο κοινό τον ρόλο του Μποτρελέ στα τελευταία γεγονότα Αυτός μόνος του τα έκανε όλα. Δική του και μόνο ήταν όλη η τιμή της νίκης Και ο ενθουσιασμός φούντος Από τη μια μέρα στην άλλη ο εισίδωρος Μποτρελέ έγινε ήρωας και ο ξαφνικός θαυμασμός του πλήθους απαιτούσε κάθε λεπτομέρεια γύρω από το νέο του ευνοούμενο. Οι δημοσιογράφοι Κατέλαβαν το κολέγιο Ζανσόν Ντεσαγί, παραφύλαγαν του μαθητέ που έβγαιναν από τι τάξει και συγκέντρωναν οτιδήποτε αφορούσε με οποιονδήποτε τρόπο τον λεγόμενο Μπότρελε. Κι έτσι έγινε γνωστή η φήμη που είχε μεταξύ των συμμαθητών του που τον αποκαλούσαν αντίπαλο του Χέρλοκ Σόλμ. Είχε καταφέρει επανειλημμένα μόνο με τη σκέψη, τη λογική και τι πληροφορίε που διάβαζε στι εφημερίδε. Να ανακοινώσει τη λύση υποθέσεων που η αστυνομία διαλέφκανε πολύ αργότερα από αυτόν. Ήταν συχνή διασκέδαση στο κολέγιο Ζανσόν να θέτουν στον Ποτρελέ τις πιο περιδεμένες ερωτήσεις, τα πιο αξεδιάλυτα προβλήματα και να θαυμάζουν την αναλυτική του ακρίβεια και τα ιδιοφύη συμπεράσματα που χρησιμοποιούσε για να βρίσκει το δρόμο του μέσα στα πιο αξεδιάλυτα σκοτάδια. Είχε υποδείξει δέκα μέρες πριν από τη σύλληψη του Μπακάλη τη σημασία που είχε η περίφημη ομπρέλα. Εξάλλου σχετικά με το δράμα του Σεν Κλου, βεβαίωνε από την αρχή πως ο θυρωρός ήταν ο μόνος πιθανός ένοχος. Αλλά το πιο περίεργο απ' όλα ήταν το μικρό σύγγραμμά του που βρέθηκε να κυκλοφορεί ανάμεσα στους μαθητές του κολεγίου, τυπωμένο στην γραφομηχανή σαν δέκα αντίγραφα με την υπογραφή του. Τίτλος Ο Αρσέν Λουπέν Η μέθοδός του Σε ποια σημεία είναι και ακολουθούσε ένας παραλληλισμός ανάμεσα στο εγγλέζικο χιούμορ και τη γαλλική ηρωνία. Ήταν μια μελέτη σε βάθος καθεμιάς από τις περιπέτειες του Λουπέν, όπου περιέγραφε με καταπληκτική σαφήνεια τις μεθόδους του ενδόξου διαρρήκτη, έδειχνε τον βαθύτατο μηχανισμό της του ενέργειας, την εντελώς προσωπική του τακτική, τα γράμματά του στις τις επιλέες του, τις αναγγελίες των γλωπών του, με δυο λόγια όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούσε για να ψήσει το θύμα που είχε διαλέξει για να το φέρει σε μια ψυχολογική κατάσταση ώστε να προσφέρεται σχεδόν από μόνο του και ώστε το κόλπο σε βάρος του να γίνεται σχεδόν με τη συγκατάθεσή του. Και ήταν μια εξαιρετικά εύστοχη κριτική, ιδιαίτερα διεισδυτική και ζωντανή, με μιαν ηρωνία καλοκάγαθη και σκληρή συγχρόνος. Αυτό ήταν αρκετό για να στραφεί η συμπάθεια του πλήθους από τον λουπέν. Στον Ισίδωρο Μποτρελέ Που τράβηξε με το μέρος του Την Έφθυμη γαλαρία Στη μάχη που άρχισε τώρα μεταξύ τους Όλοι προεξοφλούσαν την νίκη του νεαρού ρητορικού Πάντω, ο κύριο Φιγγέλ και το κακουργοδικείο του Παρισιού ζήλευαν καθώ φαινόταν και του στερούσαν τι δυνατότητε για αυτή την νίκη. Πραγματικά, από τη μια μεριά δεν κατάφερναν να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του κυρίου Χάρλινγκτον, ούτε να παρουσιάσουν μια ουσιαστική απόδειξη του συνεταιρισμού του με τη συμμορία του Λουπέν. Συνεργάτη ή όχι, σιωπούσε πεισματικά. Ακόμα χειρότερα, μετά από την ανάλυση του γραφικού του χαρακτήρα, κανεί δεν τολμούσε πια να ισχυριστεί πω. Αυτός ήταν ο συγγραφέα του παραπάνω γράμματος. Το μόνο που μπορούσαν να βεβαιώσουν σίγουρα ήταν πως κάποιος Χάρλινγκτον, εφοδιασμένος με ένα ταξιδιωτικό σάκο και με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο χαρτονομίσματα, είχε καταλύσει στον Grand Hotel. Από την άλλη μεριά στη διέπειο, ο κύριος Φιγγέλ αναπαυόταν στις θεωρίες του Μποτρελέ. Δεν έκανε ούτε ένα βήμα προς τα μπροστά. Το ίδιο μυστήριο εξακολουθούσε να επικρατεί σχετικά με το πρόσωπο που είδε την παραμονή του εγκλήματος η Δεσποινής Δεσεβεράν και τον μπέρδεψε με τον Μποτρελέ. Το ίδιο απόλυτο σκοτάδι, για ό,τι αφορούσε την εξαφάνιση των Δεσάρων Ρούμπενς, συγκέντρωσαν ίχνη από το πέρασμά του στο Λινερέ, στη Γαρβίλ, στο Ιβετό και στο Κοντεμπέ Κανκό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πέρασε τα χαράματα τον Σικουάνα με το ατμοκίνητο πορθμίο. Αλλά στην εξέλιξη τη έρευνε αποδείχθηκε πω είχε βρεθεί το αυτοκίνητο αυτό και πω ήταν αδύνατο να στιβαχθούν εκεί μέσα τέσσερι μεγάλοι πίνακε χωρί να του προσέξουν οι υπάλληλοι του πορθμίου. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο αυτοκίνητο. Αλλά το ερώτημα έμενε αναπάντητο. Τι έγιναν οι τέσσερι Ρούμπενς Αυτά τα προβλήματα ο κ. Φιγγέλ τα άφηνε χωρί να απόκριση. Οι υφισταμενοί του. Ερευνούσαν καθημερινά την περιοχή των Ερυπίων Ο ίδιος ερχόταν σχεδόν καθημερινά Για να διευθύνει τις εξερευνήσεις Αλλά από το σημείο αυτό Μέχρι να ανακαλύψουν το καταφύγιο Όπου ψυχοραγούσε ο Λουπεν Αν βέβαια ήταν σωστή η θεωρία του Μποτρελε Η απόσταση ήταν τόσο αβυσαλέα Που ο εξαίρετος δικαστικός δεν έδειχνε διατεθειμένος να την υπερπίδησει ήταν πολύ φυσικό να ξαναστραφούν στον Ισίδωρο Μπότρελε, αφού αυτό μόνο του κατάφερε να ξεδιαλύνει το μυστήριο, που στην απουσία του ξαναγινόταν όλο ένα πιο πυκνό και ανεξιχνία του. Και δεν συνέχισε αυτή την υπόθεση. Στο σημείο που είχε φτάσει, του αρκούσε μια μόνο προσπάθεια για να τη φέρει σε πέρας. Αυτή την ερώτηση του έκανε ένα συντάκτη τη μεγάλη εφημερίδα που χώθηκε στο κολέγιο Ζανσόν με το όνομα Μπερνό. Του κυδεμόνα του Μποτρελέ. Ο Ισίδωρο του απάντησε πολύ φρόνημα: Αγαπητέ μου κύριε, δεν υπάρχει μόνο ο Λουπέν στον κόσμο, τούτο, ούτε μόνο οι ιστορίε με κλέφτε και αστυνόμου. Υπάρχει επίση και αυτή η πραγματικότητα που λέγεται απολυτήριο. Το περνάω τον Ιούλιο και έχουμε Μάη. Δεν θα ήθελα να αποτύχω. Τι θα έλεγε τότε αυτό ο λαμπρό άνθρωπο, ο πατέρα μου. Μα τι θα έλεγε αν παραδίνατε στη δικαιοσύνη τον Αρσέν Λουπέν. Μπα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Στις επόμενες διακοπές... Α, τώρα την Πεντηκοστή. Ναι. Φεύγω το Σάββατο 6 Ιουνίου με το πρώτο τρένο. Και το Σάββατο βράδυ θα έχει σλυφθεί ο Αρσέν Λουπέν. <laughs> Δεν μου αφήνεται καιρό στην Κυριακή. Ρώτησε ο Μπότρελέ ε, Γιατί αυτή η καθυστέρηση. Απάντησε ο δημοσιογράφος με το σοβαρότερο ύφος του κόσμου. Όσο κόσμος αισθανόταν αυτή την ανεξήγητη εμπιστοσύνη Πρόσφατη αλλά ήδη ανεπιφύλακτη Απέναντι στο νεαρό Αν και στην πραγματικότητα Τα γεγονότα τη δικαίωναν μόνο μέχρι ενός σημείου. Τι σημασία είχε Αυτοί πίστευαν Τίποτα δεν φαινόταν δύσκολο γι' αυτόν Απαιτούσαν από αυτόν Ό,τι θα μπορούσε κανείς να απαιτήσει Από ένα φαινόμενο διορατικότητα και διέστησης Πύρας και 6 Ιουνίου. Αυτή η ημερομηνία βρισκόταν σε όλε τι εφημερίδε. Στι 6 Ιουνίου ο Ισίδωρο Μποτρελέ θα έπαιρνε την ταχεία τη Διέπη και το ίδιο βράδυ θα είχε συλληφθεί ο Αρσέν Λουπέν. Εκτό αν βραπετεύσει ω τότε, παρατηρούσαν οι τελευταίοι οπαδοί του τυχοδιώτη. Αδύνατον, αφού βρουρούν κάθε έξοδο. Εκτό αν έχει υποκύψει κιόλα τι πληγέ του. Συνέχιζαν οι οπαδοί του, που προτιμούσαν καλύτερα τον θάνατο παρά τη σύλληψη του ηρωά και η απάντηση ήταν έτοιμη. Ελάτε τώρα. Αν ο Λουπέν ήταν η Οι του θα το ήξεραν και το είχαν εκδικηθεί. Έτσι δεν είπε ο Ποτρελέ. Ναι. Ασπαλό. Όχι. Ναι. Κοιτάξτε. Δεν είναι. Έφτασε η 6 Ιουνίου Μισή του Ζήνα δημοσιογράφοι, Περίμεναν τον Ισίδωρο στο σταθμό Σελαζά Μάλιστα δύο από αυτούς ήθελαν να συναδέψουν τον Ισίδωρο στο ταξίδι του Αναγκάστηκε να τους παρακαλέσει να τον αφήσουν ήσυχο Ξεκίνησε λοιπόν μόνος Το βαγόνι του ήταν άδειο και όπως ήταν κουρασμένος από τις προηγούμενες νύχτες που μερετούσε Δεν άργησε να αποκοιμηθεί βαθιά στον ύπνο του είχε την εντύπωση πως το τρένο σταματούσε σε διάφορους δαθμού και ανεβοκατέβαινε κόσμο. Ήταν ακόμα μόνο όταν ξύπνησε φτάνοντα στη Ρουέν, αλλά στη ράχη του απέναντι καθίσματο, στο γκρίζο κάλυμα. Ήταν καφιτσωμένο ένα μεγάλο χαρτί. Έγραφε τα εξή Ο καθένας στη δουλειά του Ασχοληθείτε με τη δική σα. Διαφορετικά τόσο το χειρότερο για σας Θαύμα Έκανε τρίβοντας τα χέρια του Δεν τα πάει καλά το αντίθετο στρατόπεδο Η απειλή αυτή είναι τόσο ηλίθια Όσο αυτή που άφησε ο ψευτόμαξας Τι ύφος Πώς φαίνεται ότι δεν είναι από τον Λουπέ Εκείνη τη στιγμή Έμπαιναν στο τούνελ πριν από την παλιά Νορμανδική πολιτεία. Στο σταθμό, ο ισιδωρος εκανε έκανε δύο-τρει βόλτε για να ξεμουδιάσουν τα πόδια του. Ετοιμαζόταν να ξανανέβει στο τρένο, όταν ξαφνικά αναπήδησε. Περνώντα από το βιβλιοπωλείο, είχε ρίξει μια ματιά αφηρημένο στην πρώτη σελίδα μια έκτακτης έκδοση τη εφημερίδα τη ΡΟΕΝ, και τώρα κατάλαβε την τρομακτική σημασία αυτών των λίγων γραμμών που διάβασε. Τελευταία είδηση Μας τηλεφωνούν από τη διέπει Πως αυτή τη νύχτα μπήκαν κακοποιοί στον πύργο του Αμπριμεζή Έδασαν και φήμωσαν τη δεσποινίδα Ντεζεύρ Και απήγαγαν τη δεσποινίδα Ντεσέμπα Ανακαλύφθηκαν ίχνη αίμα σε απόσταση 500 μέτρων από τον πύργο Και κοντά τους βρέθηκε μια εσάρπα επίσης μετωμένη Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι η δυστυχισμένη κοπέλα δολοφονήθηκε στη διέπη ο Ισίδωρος Μποτρελέ έμεινε ασάλευτος Συλλογιζόταν σκυφτός με τους αγκώνες στα γόνατα Και το πρόσωπο κρυμμένο στα χέρια Στη διέπη νίκαισε ένα αυτοκίνητο Φτάνοντας το Αμπριμεζή συνάντησε τον ανακριτή Που του επιβεβαίωσε την απέσια είδηση «Δεν ξέρετε τίποτα παραπάνω», ρώτησε ο Μποτρελέ Τίποτα, τώρα μόλις έφτασε κι εγώ Εκείνη τη στιγμή ο πλησίασε τον κύριο ενωματάρχης και του έδωσε ένα κομμάτι χαρτί τσαλακωμένο, σκισμένο και κυτρινισμένο Το είχε μαζέψει πριν από λίγο κοντά στο σημείο που βρέθηκε η Εσάπα. Ο κύριος Φιγέλ το εξέτασε και το έδωσε στον Ισίδωρο Μποτρελέ λέγοντας Να κάτι που δεν θα μας βοηθήσει και πολύ στις ερευνε μας Ο Ισίδωρος κοίταξε το χαρτί και από τις δυο του όψεις Ήταν σκεπασμένο με αριθμούς, σημάδια και τελείες το παρακάτω σχέδιο είναι η ακριβής του αναπαράσταση. Ένα εφτά ένα πέντε ενίντα δύο δύο ένα Δέλτα Δέλτα Φι Παραλληλόγραμμο δεκαεννιά Φι σύνσαραντα τέσσερα ορθογώνιο. Τρίγωνο, 357 ισοσκελές τρίγωνο. 356, 41, 2 τελεία, 5 τελεία 1. Στι 6 το απόγευμα, όταν τέλειωσαν οι υποχρεώσει του, ο κύριο Φιγγέλ περίμενε με τον γραμματέα του, κύριο Μπρεντού, το αμάξι για τη Διέπη. Φαίνονταν ταραγμένο και νευρικό. Είχε ρωτήσει κιόλα δύο φορέ: Μήπως είδατε τον νεαρό Μποτρελέ, Μα την πίστη μου, όχι κύριε δικαστά. Που διάβολο μπορεί να είναι, κανεί δεν τον είδε όλη μέρα. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Άφησε το χαρτοφυλακά του στον Μπρεντού. Έκανε τρέχοντας το γύρο του πύργου Και κατευθύνθηκε προς τα ερήπια Βρήκε τον Ισίδωρο κοντά στη μεγάλη αψίδα Ξαπλωμένο μπρούμητα στο χώμα Που τον σκέπαζαν μακριές πευκοβελώνες Έμοιαζε ένα λαγοκιμάτε με το κεφάλι ακουμπισμένο στο ένα του χέρι Λοιπόν, τι γίνεστε νεαρέ, κοιμάστε Δεν κοιμάμαι, σκέφτομαι Δεν είναι κατάλληλη στιγμή Πρέπει να δείτε πρώτα Πρέπει να μελετήσετε τα γεγονότα, να ψάξετε για τα ίχνη, να καθορίσετε τα βασικά σημεία. Μετά σκέφτεστε, τα συνδυάζετε όλα αυτά και να ανακαλύπτετε την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ξέρω, αυτή είναι η καθιερωμένη μέθοδος. Η καλύτερη χωρίς άλλο. Μα η δική μου είναι διαφορετική. Πρώτα σκέφτομαι, προσπαθώ πριν απ' όλα να βρω την κεντρική ιδέα της υπόθεσης, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι. Μετά... Φαντάζομαι μια λογική υπόθεση που να ταιριάζει με αυτήν την κεντρική ιδέα Και μόνο μετά από αυτά εξετάζω αν τα γεγονότα ανταποκρίνονται στην υπόθεσή μου Περίεργη μέθοδος, φοβερά σύνθετη Είναι σίγουρη μέθοδος κύριε Φιέλ, ενώ η δική σας δεν είναι Μα έλατε τώρα στα γεγονότα Είναι γεγονότα Με τυχαίους αντιπάλους μάλιστα Αλλά λίγο πιο έξυπνος να είναι ο αντίπαλο. Τα γεγονότα είναι αυτά που διάλεξε εκείνο. Είναι ελεύθερο να τοποθετήσει όπου θέλει αυτά τα περίφημα ίχνη που πάνω του βασίζεται την έρευνά σα. Και βλέπετε τώρα που μπορεί να σα οδηγήσει αυτό, όταν έχετε να κάνετε με κάποιον σαν το Λουπέν σε τη λάθη και κουταμάρε. Ο ίδιο ο Σόλμ έχει πέσει σε αυτή την παγίδα. Ο Αρσέν Λουπέν είναι νεκρό. Έστω, αλλά μένει η συμμορία του και οι μαθητέ ενό τέτοιου δασκάλου. Είναι δάσκαλοι οι ίδιοι. Ο κύριο Φιγγέλ πήρε τον εισίδερο από τον πράτσο και τον σήκωσε. Λόγια νέα μου. Να τι είναι πιο σημαντικό. Ακούστε με καλά. Τον Γανιμάρ τον κρατούν στο Παρίσι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έρθει παρά σε μερικές μέρες. Από την άλλη μεριά ο Κόμις Ντεζεύρ τηλεγράφησε στον Χέρλοκ Σόλνς και αυτός υποσχέθηκε τη συνδρομή του για την επόμενη βδομάδα. Νέα μου. Δεν πιστεύετε πως θα ήταν μεγάλη τιμή για σας Να πείτε σε αυτές τις δύο διασημότητες Την ημέρα που θα φτάσουν Χίλια συγγνώμη αγαπητοί κύριοι Αλλά δεν μπορέσαμε να περιμένουμε περισσότερο Η δουλειά τελείωσε Ήταν αδύνατο να εξομολογηθεί κανεί την αδυναμία του πιο πρωτότυπα από τον αγαθό κύριο Φιγγέλ. Ο Μποτρελέ συγκράτησε ένα χαμόγελο και, κάνοντα το κορόιδο, απάντησε. Θα σα ομολογήσω, κύριε Ανακριτά, ότι αν δεν παρακολούθησα πριν από λίγο την ανάκρισή σα, το κάναμε την ελπίδα πω θα δεχτείτε να μου ανακοινώσετε τα αποτελέσματα. Για να δούμε τι μάθατε. Ε, λοιπόν, να. Χθε βράδυ στι 11, οι τρει χωροφύλακε που φύλαγαν βάρδιε στον πύργο με διαταγή του ενωμοτάρχη Γεβιών, πήραν ένα μήνυμα από τον ίδιο τον ενωμοτάρχη που τους καλούσε το ταχύτερον στην Ουβίλ, στην έδρα τους έφυγαν αμέσως μετάλογα και όταν έφτασαν εκεί διαπίστωσαν πως τους είχαν ξεγελάσει πως η διαταγή ήταν ψεύτικη και το μόνο που τους έμεινε πια ήταν να ξαναγυρίσουν στο Αμπριμιζή αυτό και έκαναν με πκεφαλή στον ενωμοτάρχη αλλά η απουσία τους είχε κρατήσει μια μισή ώρα Και σε αυτό το διάστημα έγινε το έγκλημα Με ποια μέσα Με τον απλούστερο τρόπο Πήραν μια σκάλα την Αγρική Και την ακούμπησαν στο δεύτερο όροφο του πυρού Έσπασαν ένα τζάμι και άνοιξαν ένα παράθυρο Δύο άντρες που κρατούσαν κλεφτοφάναρο, Μπήκαν στο δωμάτιο της Δεσποινίδας Δεζεύρ Και τη φήμωσαν πριν προλάβει να φωνάξει μετά, αφού την έδεσαν, άνοιξαν σιγανά την πόρτα τη κρεβατοκάμαρα τη Δεσποινίδα Δεσσεμβεράν. Η Δεσποινή Δεζεύρ άκουσε ένα πνιγμένο βονγκιτό και θόρυβο πάλις. Λίγο αργότερα είδε του δύο άντρε που μετέφεραν την ξαδέρφη τη, επίση δεμένη και φημωμένη. Πέρασαν μπροστά της και έφυγαν από το παράθυρο. Εξαντλημένη, κατατρομαγμένη, η Δεσποινή Δεζεύρ λιποθύμησε. Και τα σκυλιά? Δεν είχε αγοράσει δυο μολοσού ο κύριο Ντεζέβρα. Τα βρήκαν νεκρά, δηλητηριασμένα. Μα από ποιον? Κανεί δεν τολμούσε να τα ζυγώσει. Μυστήριο. Το γεγονό είναι πω οι δύο άντρε διέσκησαν ανενόχλητη τα ερήπια και βγήκαν από την περίφημη μικρή πόρτα. Πέρασαν από το υλοτομείο, κάνοντα το γύρο των παλιών λατωμείων. Σταμάτησαν πια σε 500 μέτρα απόσταση από τον πύργο, κάτω από ένα δέντρο που λέγεται Η Μεγάλη Βελανιδιά. Και εκεί εκτέλεσαν το σχεδιό τους Μα αν ήρθαν με την πρόθεση να σκοτώσουν τη δεσκνίδα της de Γιατί δεν τη χτύπησαν μέσα στο δωματιό της Δεν ξέρω Ίσως όταν βγήκαν από τον πύργο να έγινε κάτι που να τους έκανε να το αποφασίσουν Ίσως η κοπέλα να κατάφερε να λυθεί Κατά τη γνώμη μου η εσάρπα που μαζέψαμε Χρησίμεψε για να της δέσουν τα χέρια το μόνο σίγουρο είναι πως χτύπησαν στη ρίζα τη μεγάλη βελανιδιά. Τα ίχνη που συγκεντρώσαμε εκεί δεν επιτρέπουν αντιρρήσει. Αλλά το σώμα. Το σώμα δεν βρέθηκε. Εξάλλου, αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Τα ίχνη που ακολούθησαν με οδήγησαν στην εκκλησία του Βαρανζεβίλ, στο παλιό νεκροταφείο, σκαλωμένο ψηλά στον απόκριμνο βράχο. Εκεί ένα γκρεμό. Ένα βάραθρο, 100 μέτρα Και κάτω η βράχη, η θάλασσα Σε μια-δυο μέρες Μια πιο δυνατή άμποτη θα ρίξει το σώμα στην παραλία Φυσικά όλα αυτά είναι πολύ απλά Ναι, όλα αυτά είναι πολύ απλά Και αυτό δεν με δυσαρεστεί Ο Λουπέν πέθανε Οι συνενοχοί του το έμαθαν και για να εκδικηθούν Δολοφόνησαν τη Δεσπνίδα Δεσεβεράν Όπως μας το είχαν γράψει Αυτά είναι γεγονότα που δεν χρειάζεται να τα ελέγξουμε. Αλλά ο Λουπέν. Ο Λουπέν. Ναι. Τι απέγινε. Το πιθανότερο είναι να μετέφεραν η συνένοχή του το πτώμα του μαζί με την κοπέλα. Αλλά ποια απόδειξη έχουμε για αυτή τη μεταφορά. Καμιά. Ούτε έχουμε καμιά απόδειξη για τη διαμονή του στα ερήπια, ούτε για το θάνατό του ή τη ζωή του. Κι αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου αγαπητέ Μποτρελέ Ο φόνος της Ραϊμόν δεν είναι λύση Απέναντίες είναι μια παραπάνω επιπλοκή Τι έχει συμβεί εδώ και δυο μήνες στον πύργο του Αμπριμεζή Αν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό το ένιγμα θα ακολουθήσουν άλλα Που θα μας καταλάβουν εξαπρόπτω Ποια μέρα θα φτάσουν οι άλλοι Την Τετάρτη ίσω και την Τρίτη ο Μποτρελέ φαινόταν να υπολογίζει κάτι και μετά δήλωσε: Κύριε Νακριτά, σήμερα έχουμε Σάββατο. Πρέπει να γυρίσω στο κολέγιο τη Δευτέρα το βράδυ. Λοιπόν, αν μπορείτε να είστε εδώ τη Δευτέρα το πρωί στι 10, θα προσπαθήσω να σα αποκαλύψω το κλειδί του μυστήριου. Πραγματικά, κύριε Μποτρελέ, νομίζετε, είστε βέβαιος Το ελπίζω τουλάχιστον. Και τώρα, πού πηγαίνετε. Πάω να δω αν τα γεγονότα έχουν την πρόθεση να ανταποκριθούν στην κεντρική ιδέα που άρχισα να διακρίνω. Κι αν δεν ανταποκριθούν <laughs> ε, Τότε κύριε ανακριτά το λάθος θα είναι δικό τους Και θα αναζητήσω άλλα πιο βολικά Ως τη Δευτέρα Δεν είναι έτσι Ως τη Δευτέρα Βίγα λεπτά αργότερα ο κυριο Φιγέλ ταξίδευε για τη διέπη και ο Μποτρελέ που είχε δανειστεί ένα ποδήλατο από τον Κόμι Έτρεχε στον δρόμο της Γερβίλη και του Κοντεμπέ Κανκό Ο νεαρός επέμενε πριν από όλα να έχει σαφή γνώμη για ένα σημείο Που νόμιζε πω ήταν και το αδύνατο σημείο του αντιπάλου του Δεν ήταν εύκολο να κρύψει κανείς αντικείμενα του μεγέθους των τεσσάρων Ρούμπενς Κάπου έπρεπε να βρίσκονται Και αν για την ώρα δεν ήταν δυνατό να του βρουν δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να ανακαλύψει από ποιο δρόμο εξαφανίστηκαν. Η θεωρία του Μποτρολέ ήταν η εξής Το αυτοκίνητο μετέφερε πράγματι τους τέσσερους πίνακες Αλλά από του φτάσει στο Κοντεμπέκ Τους ξεφόρτωσε σε ένα άλλο αυτοκίνητο που πέρασε τον Σικουάνα πριν ή μετά το Κοντεμπέκ Πριν το πρώτο πορθμίο ήταν το πολύ Πολυσύχναστο και κατά συνέπεια επικίνδυνο Μετά ήταν το πορθμίο του Λαμαγερέ Μεγάλης απομονωμένης κομμόπολης χωρίς καμιά ιδιαίτερη κίνηση Γύρω στα μεσάνυχτα Ο Ισίδωρος είχε διασχίσει τις 18 Λεύγες Ως τη Λαμαγερέ Και χτυπούσε την πόρτα ενός παραθαλάσσιου πανδοχείου Κοιμήθηκε εκεί Και το πρωί ανέκρινε τους ναυτικούς του Πορθμίου Συμβουλεύτηκαν τον κατάλογο των ταξιδιωτών Δεν είχε περάσει κανένα αυτοκίνητο την 5η 23 Απριλίου Τότε μήπω μια άμαξα με άλογα Ρώτησε ο Μποτραλέ Κανένα κάρο Κανένα μεταφορικό αμάξι, Τίποτα τέτοιο. Όλο το πρωινό ο Ισίδρος ρωτούσε Ετοιμαζόταν να φύγει για το γιγεμπεφ Όταν το παιδί του πανδοχείου που έμεινε το βράδυ του είπε ε, Εκείνο το πρωί γύριζα από την άδειά μου ε, Και είδα ένα κάρο Αλλά δεν πέρασε απέναντι Πώς αυτό Όχι ε, Το ξεφόρτωσαν σε ένα καραβάκι Χωρίς καρίνα Σε μια μαούνα όπως την έλεγαν Και ήταν αγκυροβολημένη στην προκυμαία Και τι νοσίταν αυτό το κάρο Α, το, το γνώρισα αμέσω. Είναι του Μπαρμπαβάτινέλ, το Αμαξά. Πού μένει, Στο χωριουδάκι του Λουβετό, Ο Μποτρελά κοίταξε τον επιτελικό του χάρτη. Το χωριουδάκι του Λουβετό βρισκόταν στη διασταύρωση του δρόμου του Ιβετό προς το Κοντεμπέκ και ενό τρυφοκυριστού μονοπατιού που κατέληγε μέσα από τα δάση στη Λαμαγερέ. Γύρω στι 6 το απόγευμα ο Ισίδρος κατάφερε να ανακαλύψει σε μια ταβέρνά τον Μπαρπα Βατινέλ Ένα πανούργο γερονορμανδό, επιφυλακτικό, δίσπιστο με τους ξένους Αλλά που δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό ενός χρυσού νομίσματο ούτε σε μερικά ποτηράκια Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα κύριε Εκείνο το πρωί οι άνθρωποι με το αυτοκίνητο μου είχαν δώσει ραντεβού στις 5 Στη διασταύρωση μου δώσαν τέσσερα μεγάλα δέματα, ψηλά είσαμε εκεί πάνω Ένας τους με συνόδεψε και τα μεταφέραμε όλα στη Μαούνα Μιλάτε για αυτούς σαν να του ξέρατε Ε <laughs> Βέβαια και του ήξερα Είναι η έκτη φορά που δουλεύω για αυτούς Ο Ισίδρος ρίγησε Λέτε πως είναι η έκτη φορά και από πότε Μα όλες τις προηγούμενες ημέρες αλλά τότε ήταν άλλα μεγάλα κομμάτια πέτρας και άλλα πιο μικρά μακρουλά που τα είχαν τυλιγμένα και τα μετέφεραν σαν την Αγία Μετάληψη. Α, σε αυτά δεν άγγιζε κανένας. Μα τι έχετε, γίνατε άσπρο. Δεν είναι τίποτα, η, η, η ζέστη. Ο Μποτρελέ βγήκε παραπατώντας Τον ζάλιζε η χαρά Και το απροσδόκητο αυτής της ανακάλυψης Γύρισε ήσυχα ήσυχα Κοιμήθηκε το βράδυ στο χωριό της Βαρανζεβίλ Την άλλη μέρα το πρωί Πέρασε μια ώρα στο δημαρχείο με το δάσκαλο Και επέστρεψε στον πύργο Εκεί τον περίμενε ένα γράμμα Τη φροντίδα του Κόμιταν Τεζεύρ Περιείχε αυτά τα λόγια Δεύτερη προειδοποίηση Σόπα Διαφορετικά... Εμπρό. ψιθύρισε Θα πρέπει να πάρω μερικές προφυλάξεις για την ατομική μου ασφάλεια Διαφορετικά όπως λένε και αυτοί ήταν 9 η ώρα Έκανε μια βόλτα μέσα στα Ερήπια Ξάπλωσε κοντά στην αψίδα και έκλεισε τα μάτια Λοιπόν νεαρέ μου Είστε ικανοποιημένο από την εκστρατεία σας Ο κύριο έφτανε την ώρα που του είχαν καθορίσει Ενθουσιασμένος κύριε Ανακριτά Πράγμα που σημαίνει. Πράγμα που σημαίνει πω είμαι έτοιμο να κρατήσω την υπόσχεσή μου αν και υπάρχει αυτό το γράμμα που με αποτρέπει. Έδειξε το γράμμα στον κύριο Φιέλ. Μπα, παραμύθια. Και ελπίζω αυτό να μην σα εμποδίσει. Να σα πω αυτά που ξέρω, όχι κύριε Ανακλητά. Υποσχέθηκα. Θα κρατήσω το λόγο μου. Πριν παράσουν 10 λεπτά θα ξέρουμε ένα μέρο τη αλήθεια. Ένα μέρο? Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη μου, η Κρυψόνα του Λουπέ δεν αποτελεί όλο το πρόβλημα. Αλλά για τη συνέχεια θα δούμε Κύριε Μποτρελέ Τίποτε δεν είμαι εκπλήσει πια Από μέρους σας Αλλά πως μπορέσατε να ανακαλύψετε Ωμα oh, φυσικά Υπάρχει στο γράμμα του κυρίου Χάρλινγκτον Προς τον κύριο Εντιέντε Βοτρέξ Ή μάλλον προς τον Λουπέ Στο ο... γράμμα που βρήκαμε Ναι Υπάρχει μια φράση που με προβλημάτισε από την αρχή Τούτη εδώ Στείλτε τους πίνακε Και προσθέστε και τα υπόλοιπα Αν καταφέρετε να επιτύχετε. Πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω. Πραγματικά τώρα το θυμάμαι. Ποια ήταν αυτά τα υπόλοιπα. Ένα έργο τέχνη, ένα σπάνιο αντικείμενο. Ο πύργο δεν είχε τίποτα πολύτιμότερο από του Ρούμπεν και τι ταπετσαρίε. Κοσμήματα. Δεν υπάρχουν πολλά και είναι μέτρια αξία. Τι λοιπόν. Και από την άλλη, μπορούμε να παραδεχτούμε πω άνθρωποι σαν το Λουπέ, με τέτοια αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, δεν θα κατάφερναν να συμπληρώσουν στην αποστολή αυτά τα υπόλοιπα που ασφαλώ οι θα πρότειναν. Επιχείρηση δύσκολη, χωρίς αμφιβολία εξαιρετική Έστω Αλλά αφού το ήθελε ο Λουπέ Είναι πραγματοποιήσιμη και επομένως βέφεη Κι όμως απέτυχε Τίποτα δεν εξαφανίστηκε Δεν απέτυχε Εξαφανίστηκε κάτι Ναι, η Ρούμπενς αλλά Η Ρούμπενς και κάτι άλλο Κάτι άλλο που αντικαταστάθηκε με ένα ίδιο αντικείμενο Όπως έγινε και με του Ρούμπενς Κάτι άλλο πολύ αξιοπρόσεκτο Πολύ πιο σπάνιο και πιο πολύτιμο από τους Ρουμπενς Τι επιτέλους μου βγάζετε την ψυχή Κατώντας ανάμεσα στα ερήπια οι δύο άνδρες προχωρούσαν προς τη μικρή πόρτα και έκαναν το γύρο του νεκροστάσιου Ο Μποτρελέ στάθηκε Θέλετε να το μάθετε κύριε ανακριτά Αν θέλω Ο Μποτρελέ κρατούσε ένα μπαστούνι στα χέρια του ένα γερό και ροζιασμένο ραβδί Ξαφνικά με ένα χτύπημα του μπαστούνιου έκανε κομμάτια, ένα από τα γαλματάκια που στόλιζαν τη μεγάλη πόρτα του παρεκκλησιού Μα τρελαθήκατε! Ξεφώνισε ο κύριο Φιγγέλ έξαλλο και όρμησε στα κομματάκια του αγάλματο. Είστε τρελό! Αυτός ο γέρο άγιο ήταν θαυμάσιο! Θαυμάσιο! Επανέλαβε ο Μποτρελέη και με ένα νέο χτύπημα κομμάτι σε την παραλία Ναι, ρε ναι, ρε! Τον Θα σα επιτρέψω να διαπράξετε. Ναι, Ένα βασιλιά μάγο, κίνηση ακόμα και πυροβολό. Ο Κόμις είχε καταφθάσει και οπλιζε το περιστροφό του. Ο Μποτρελέσκα στέγινε. Πυροβολήστε λοιπόν εκεί πάνω, κύριε Κόμι. <laughs> Πυροβολήστε εκεί πάνω, όπως τα πανηγύρια. Δείτε αυτό το ανθρωπάκι που κρατά το κεφάλι στα χέρια του. Και τσάκισε τον Ιωάννη <laughs> Τεβακίστη. <τον> <laughs> Για τέτοια ιεροσυλία, τέτοια ριστουργήματα... Απομιμήσεις, κύριε Κόμι. Τι, τι. Τι είναι αυτά που λέτε, Ούρλιαξο, ο χείλο φιγέλα, αποκλείοντα ταυτόχρονα τον κόνο. Απομιλήσει, χαρτώνει με γύψο. Α, oh, Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Φούσκα. Ο κόμι έσκυψε και μάζεψε ένα σεμπρίνι από τα γαλματάκια. Κοιτάξτε καλά, κύριο κόμι, Γύψος. Γύψος, γύψος πατιναρισμένο, μουχλιασμένο, πρασινισμένο σαν την παλιά πέτρα, αλλά γύψος. Γύψινα καλούπια. Να ό,τι απομένει από το πραγματικό αριστούργημα. Να τι έκαναν μέσα σε λίγε μέρε. Να τη ετοίμασε εδώ και ένα χρόνο ο κύριο Σαρπενέ, ο αντιγραφέα των Ρούμπεν. Άρπαξε με τη σειρά του τον μπράτσο του κυρίου Φιγγέλ. Τι σκέφτεσαι γι' αυτό, κύριε Ανακλητά Δεν είναι ωραίο, δεν είναι μεγαλειώδη, δεν είναι τιτάνιο. Να μεταφέρει ολόκληρο το παρεκκλήσι. Ένα ολόκληρο γοτθικό παρεκκλήσι, πέτρα-πέτρα. Να αντικαταστήσει όλο αυτό το πλήθο στα αγαλματάκια με γύψινα ανθρωπάκια. Να αρπάξει ένα από τα πιο υπέροχα δείγματα μια εποχή ασύγκριτη τέχνη. Να κλέψει τέλο πάντων τον ναό του νεκροστάσιου. Δεν είναι καταπληκτικό. Α, κύριε Αναγκητά, τι ίδιο φύγει αυτό ο άνθρωπο. Μου φαίνεται πω ενθουσιάζεστε υπερβολικά, κύριε Μποτρελέ. Ποτέ δεν ενθουσιάζεται κανεί αρκετά, κύριε, όταν πρόκειται για τέτοια πρόσωπα. Αξίζει τον κόπο να θαυμάζει κανεί ότι ξεπερνά τη μετριότητα. Και αυτό πετά πάνω απ' όλα. Το πέταγμά του αυτό έχει τέτοια δύναμη σύλληψη, τόση ένταση, τέτοια επιδεξιότητα και αναμελιά, που με κάνουν και να τριχιάζω. Κρίμα που είναι νεκρό. <laughs> Διαφορετικά. Θα κατέληγε να κλέψει του πύργου τη Παναγία των Παρισίων. Ο Ισύδωρο ύψωσε του ώμου. Μην γελάτε κύριε, ακόμα και νεκρό μα αναστατώνει. Δεν λέω το αντίθετο κύριο Μποτρελέ, και ομολογώ πω είμαι κάπω συγκινημένο τώρα που ετοιμάζομαι να τον αντικρίσω. Αν βέβαια οι σύντροφοί του δεν έχουν εξαφανίσει το πτώμα του. Και αν παραδεχτούμε κυρίω ότι ήταν πράγματι αυτό που πλήγωσε η φτωχή μου ανηψιά, παρατήρησε ο κόμι Ντεζέβρο. Αυτό ήταν κύριο κόμι. Αυτό ήταν που σουριάστηκε στα ερήπια από τη σφαίρα τη Δεσπνίδα Δεσσεμβεράν. Αυτό είδε εκείνη να σηκώνεται και να ξαναπέφτει. Αυτό ήρθε στη μεγάλη αψίδα και σηκώθηκε για τελευταία φορά, και αυτό χάρη σε ένα θαύμα που θα σα εξηγήσω σε λίγο. Και αυτό κατάφερε να φτάσει σε αυτό το πέτρινο καταφύγιο, που έμελε να γίνει ο τάφο του. Και με τον μπαστούνι του χτύπησε το κατόφλι του παρεκκλησιού. Τι, πώ, ο τάφο του. Νομίζετε πω αυτή η ανεξυχνία στην Κρυψόνα βρίσκεται εδώ. Εκεί. Μα αφού την ψάξαμε Την ψάξατε κακά Δεν υπάρχει κρυψώνας εδώ Ξέρω καλά το παρεκκλήσι Τι όμως κύριε ακόμη Υπάρχει ένας κρυψώνας. Πηγαίνετε στο δημαρχείο της Βαρενζεβίλ Που είναι συγκεντρωμένα όλα τα έγγραφα της παλαιάς ενορίας του Αμπριμεζή Και θα δείτε στα χαρτιά που χρονολογούνται από το 18ο αιώνα Ότι κάτω από το παρεκκλήσι υπήρχε μία κρύπτη Αυτή η κρύπτη ανήκε σίγουρα στο κρ που στη θέση του χτίστηκε αυτό εδώ. Αλλά πώ γνώριζε ο Λουπέν αυτήν την λεπτομέρεια. Με ένα εξαιρετικά απλό τρόπο. Από τι εργασίε που έγιναν για να μεταφέρει το παρεκκλήσι. Ελάτε, ελάτε κύριε Μποτρελέθα, όπω υπερβάλλετε. Δεν μετέφερε κιόλα το παρεκκλήσι. Να, δείτε, η θεμέλη λύθη είναι απίραχτη. Μα φυσικά πήρε το καλούπι και αντικατέστησε μόνο ότι είχε κάποια καλλιτεχνική αξία. Τι δουλεμένε πέτρε, τα γλυπτά, τα αγαλματάκια. Όλο το θησαυρό των κολονίσκων και των σκαλιστών αψίδων Δεν ασχολήθηκε με τη βάση του κτίριου Τα θεμέλια παραμένουν Επομένως κύριε Μποτρελέ Ο Λουπέν δεν μπόρεσε να φτάσει ως την κρύπτη Εκείνη τη στιγμή Ο κύριος Ντεζεύρ που είχε καλέσει έναν από τους υπηρέτες του Επέστρεψε με το κλειδί του παρεκκλησιού Άνοιξε την πόρτα Και οι τρει άντρε μπήκαν μέσα Ο Μποτρελέ είπε αφού έριξε μια ματιά. Όπω ήταν φυσικό, δεν πήραξε τι πλάκε του πατώματο. Αλλά είναι εύκολο να δει κανεί πω η Κεντρική Αγία Τράπεζα δεν είναι παρά ένα καλούπι. Και συνήθω η σκάλα που κατεβαίνει στι κρύπτε αρχίζει μπροστά στην Κεντρική Αγία Τράπεζα και περνά από κάτω. Και τι συμπεραίνετε. Συμπεραίνω πω ο Λουπέ ανακάλυψε την κρύπτη δουλεύοντα σε αυτό το σημείο. Ο Κόμι έστειλε να φέρουν μια σκαπάνη και ο Μποτερλέ άρχισε να γκρεμίζει την Αγία Τράπεζα. Οι το κομμάτια του γύψου δρυματίζονταν εύκολα. Αχ, βιάζομαι να μάθω. Κι εγώ το ίδιο. Χτυπούσε όλο ένα και πιο δυνατά. Ξαφνικά η τσάπα του, που δεν είχε συναντήσει αντίσταση τόπο σκόνταξε σε ένα πιο σκληρό υλικό και τυλάχθηκε. Ακούστηκε ένα στόριβο σαν να κάτι. Και ό,τι απέμεινε από την Αγία Τράπεζα, βούλιαξε στο κενό μαζί με τον πέτρινο γκόλιθο που χτύπησε η τσάπα. Ο Μποτρελέ έσκυψε. Άναψε ένα σπίρτο Και κοίταξε στο κενό Η σκάλα αρχίζει πιο μπροστά από ό,τι περίμενα Σχεδόν κάτω από τις πλάκες της εισόδου Διακρίνω τα τελευταία σκαλοπάτια Είναι βαθιά Τρία με τέσσερα μέτρα Τα σκαλοπάτια είναι πολύ ψηλά Και, και μερικά λείπουν δεν μου φαίνεται πιθανό να πρόλαβαν η συνένοχοι του να βγάλουν το πτώμα από αυτό το υπόγειο στη σύντομη απουσία των τριών χωροφυλάκων την ώρα που απήγαγαν τη δεσποινίδα Ντεσεμβεράν. Και εξάλλου, γιατί να έκαναν κάτι τέτοιο. Όχι, κατά τη γνώμη μου, είναι εδώ. Ένας υπηρέτης έφερε μια σκάλα Και ο Μποτρελέτ την τοποθέτησε στο άνοιγμα Και τη στερέωσε φυτά στα συντρίμια που είχαν πέσει Μετά κράτησε σταθερά τα δύο στηρίγματα Και ρώτησε Θέλετε να καταβείτε κύριε Ανακριτά Ο Ανακριτής εφοδιασμένος με ένα κερί Τόλμησε να κατέβει πρώτος. Ο Κόμις Δεζεύρ τον ακολούθησε Τελευταίο στη σειρά Κατέβαινε ο Μποτρελέ. Μοτρελέ μέτρησε μηχανικά 18 σκαλιά Ενώ προσπαθούσε να διακρίνει την κρύπτη Το αχνό φως του κεριού μόλις κόρπιζε το πηχτό σκοτάδι Αλλά από κάτω ερχόταν μια δυνατή απέσια μυρουδιά, Μια οσμή σαπίλας που δεν την ξεχνά εύκολα Με αυτή την οσμή και μόνο ένιωσε το θάρρο του να κλονίζεται Και ξαφνικά ένα τρεμάμενο χέρι αρπάχτηκε από τον ώμο του Τι είναι λοιπόν τι συμβαίνει <ΣΣ> Μοτρελέ δεν λάττια κυρία Ανακριτά Συνέλθωτε Λότρα λέ, Είναι εκεί Τι Ναι Υπάρχει κάτι κάτω από τη μεγάλη πέτρα που ξεκόλλησε από την Αγία Τράπεζα Έσπρωξε την πέτρα και το άνοιξα Δεν θα το ξεχάσω ποτέ Πού είναι Από εδώ Μέσα σέρχεται η μυρωδιά και μετά Να δείτε Άρπαξε το κερί Και έριξε το φως σε μια μορφή ξαπλωμένη στο πάτωμα Ω μου Οι τρει άντρε. Έσκυψαν ζωηρά Το πτώμα κοιτώταν μισόγυμνο Σκελετώδες αποτρόπεο. τρόπεο Σε μερικά σημεία ανάμεσα στα ξεσκισμένα ρούχα Φαινόταν η πρασινοπή σάρκα Με χρώμα λιωμένου κεριού Αλλά αυτό που έκανε τον νεαρό να αφήσει μια κραυγή φρίκης Το πιο τρομαχτικό ήταν το κεφάλι Που το είχε λιώσει η μεγάλη πέτρα Αυτό το άμορφο πρόσωπο Που είχε καταντήσει μια απολτοποιημένη μάζα Χωρίς χαρακτηριστικά. Με τέσσερι δρασκελιές ο Μποτρελέ ανέβηκε τη σκάλα και βγήκε έξω στο φω, στον καθαρό αέρα. Όταν το συνάντησε ο κύριο Φιγγέλ, ήταν πάλι ξαπλωμένο μπρούμητα με τα χέρια στο πρόσωπο. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, Μποτρελέ. Εκτό από την ανακάλυψη τη κρυψώνα, έχω επιβεβαιώσει την ακρίβεια των ισχυρισμών σα και σε δύο άλλα σημεία. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπο που πυροβόλησε η δεσπινή Δεσενβεράν ήταν πράγματι ο Αρσέν Λουπέν. Όπως το λέγατε από την αρχή Επίσης είναι σωστό ότι ζεις στο Παρίσι με το όνομα Etienne de Votrex. Τα εσόρουχα έχουν το μονόγραμμα εβ Μου φαίνεται πως αυτή η απόδειξη είναι αρκετή Δεν είναι η γνώμη σα, Ο Ισίδωρος δεν Ο Κόμης πήγε να φέρει το γιατρό Ζουέ Που θα κάνει τις καθιερωμένες διαπιστώσει. Κατά τη γνώμη μου ο θάνατος έχει επέλθει πριν από 8 μέρε το λιγότερο η κατάσταση της αποσύνθεσης του πτώματο. Ε, μα, μα μου φαίνεται πως δεν μ' ακούτε Ναι ναι ναι Αυτά που λέω στηρίζονται σε αναντήρητες αποδείξεις Έτσι παραδείγματος χάρη Ο κύριος Φιγέλεξ ακολούθησε την επίδειξή του Χωρίς να τύχει όμως περισσότερης προσοχής Η επιστροφή του Κόμιδο Ζέρον διέκοψε το μονολογό του Αυτά τα γράμματα είναι για σας κύριε Λακρουτά. Ο Κόμις κρατούσε δύο γράμματα το ένα ανάγκηλε τον ερχομό του Χέρλοκ Σόλμς για την επόμενη Θα Θαυμάσια Φτάνει επίσης και ο επιθεωρητής Γκανιμάρ Θα είναι απολαυστικό Για να δούμε τι γράφει το δεύτερο mm. Από το καλό στο καλύτερο Τελικά αυτοί οι κύριοι δεν θα έχουν πολλά πράγματα να κάνουν Μποτρελέ με ειδοποιούν από τη διέπειη Ότι οι ψαράδες βρήκαν σήμερα το πρωί Πάνω στους βράχους το πτώμα μιας κοπέλας Τι λέτε το πτώμα mm. μιας κοπέλας ένα πτώμα φρικτά παραμορφωμένο όπως καθορίζουν και που δεν θα ήταν εύκολο να αναγνωριστεί η ταυτότητά της αν δεν έμενε στο δεξιχέρι μια λεπτή χρυσία λυσιδίτσα που είχε χωθεί στις πρισμένες σάρκες. Και η Δεσποινής Δεσεμβεράν φορούσε στο δεξιχέρι μια χρυσή αλυσίδα. Επομένως είναι φανερό πως πρόκειται για την άτυχη ανυψιά σα κύριε Κόμη που θα την παρέσει ρε το ρεύμα εκεί. Τι νομίζετε Μποτρελέ τίποτα. τίποτα Ή μάλλον ναι Όλα συνδυάζονται Όπως βλέπετε δεν λείπει τίποτα πια από τα επιχειρηματά μου Όλα τα γεγονότα ένα προς ένα Ακόμα και τα πιο αντίθετα Ακόμα και τα πιο συνταρακτικά στον παραλογισμό τους Καταλήγουν να υποστηρίζουν την υπόθεση που έκανα ήδη από την πρώτη στιγμή Δεν σας αντιλαμβάνομαι απολύτως Δεν θα αργήσετε να καταλάβετε Θυμηθείτε πως σα υποσχέθηκα ολόκληρη την αλήθεια. Αλλά μου φαίνεται. Λίγη υπομονή. Ω τώρα δεν είχατε παράπονο από μένα. Ο καιρό είναι ωραίο. Πηγαίνετε ένα περίπατο, γευματίστε στον πύργο, καπνίστε την πύπα σα. Εγώ θα επιστρέψω γύρω στι 4 με 5 το απόγευμα. Τόσο το χειρότερο για το σχέδιό μου. Θα πάρω τον τρένο τον 12. Είχαν φτάσει στο υποστατικό πίσω από τον πύργο. Ο Μποτρελέφ δίδειξε στο ποδηλατό του και απομακρύνθηκε. Η Έπη πέρασε από τα γραφεία της εφημερίδας Η Σκοπιά και κοίταξε τα φύλλα του Του 10 δεκαπενθημέρου Μετά ξεκίνησε για την κομμόπολη Του Ένβερμε Σε απόσταση 10 χιλιόμετρων Εκεί κουβέντιασε με τον δήμαρχο Τον παπά και τον αγροφύλακα. Όταν σήμεραν οι τρει στην εκκλησία της πόλης Είχε τελειώσει την έρευνά του Το γυρισμό σιγοσφύριζε εύθυμα. Ποδηλατούσε σταθερά και δυνατά αναπνέοντα βαθιά τον τσουχτερό θαλασσινό αέρα. Συχνά όταν συλλογιζόταν το σκοπό που ακολουθούσε και τι πετυχημένες του προσπάθειε, ξεχνιόταν και φώναζε στον ουρανό τον θριαμβό του. Φάνηκε το άμπρι μεζί. Άφησε να τον παρασύρει η ταχύτητα στην κατηφόρα πριν από τον πύργο. Η ονόβια τετραπλή σειρά των δέντρων που περιστήχιζαν τον δρόμο έμοιαζε να έρχεται προ συνάντησή του και να χάνεται αμέσως πίσω του Και ξαφνικά έβγαλε μια φωνή <Τι> Είχε δει σε μια στιγμιαία εικόνα Ένα σκηνή να τεντώνεται στη μέση του δρόμου Από το ένα δέντρο στο άλλο <Τι> Το ποδήλατο συγκρούστηκε Και σταμάτησε απότομα Ο ίδιος την άχθηκε βίαια μπροστά Και του φάνηκε πως μόνο από τύχη Μια θαυμαστή τύχη Απέφυγε ένα σωρό πέτρες Όπου λογικά θα έπρεπε να είχε σπάσει το κεφάλι του για μερικά δευτερόλεπτα έμεινε ζαλισμένο. Μετά, καταμελανιασμένο, με τα γόνατα χδαρμένα, εξέτασε το μέρο εκείνο. Χωρί αμφιβολία, αυτό που του έστεισε την παγίδα το είχε σκάσει από το μικρό δάσο που απλωνόταν στα δεξιά. Ο Μποταλέ έλυσε το σκοινί. Σ' ένα από τα δέντρα που ήταν δεμένο, είχαν στερεώσει ένα χαρτάκι με σπάγκο. Το ξεδίπλωσε και διάβασε. Τρίτη και τελευταία προειδοποίηση. Γύρισε στον πύργο. Έκανε μερικέ ερωτήσει στους υπηρέτε και πήγαινε συναντήσει τον ανακριτή σε ένα δωμάτιο του ισογείου, όπου ο κύριο Φιγέλ συνήθιζε να έχει την έδρα των επιχειρήσεών του. Ο κύριο Φιγέλ έγραφε με τον γραμματέα του απέναντί του. Μόλι είδε τον Ποτρελέ, ένευσε στο γραμματέα και αυτό βγήκε αμέσω. Ο δικαστή φώναξε. Μα τι πάθατε κύριε Ποτρελέ, Τα χέρια σα είναι καταματωμένα. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Μια απλή πτώση που την προκάλεσε αυτό το σκηνί που τέντοσαν μπροστά στο ποδήλατό μου. Θα σα παρακαλέσω μόνο να προσέξετε πω αυτό το σκηνί προέρχεται από τον πύργο. Δεν θα είναι παραπάνω από 20 λεπτά που χρησιμεύε να στεγνώνουν ρούχα κοντά στο πλησταριό. Είναι δυνατόν. Κύριε, με παρακολουθούν από εδώ μέσα, με κάποιον που βρίσκεται μέσα στα πράγματα, που με βλέπει, με ακούει. Είναι παρόν κάθε στιγμή στι ενέργειές μου και γνωρίζει τι προθέσει μου. Έτσι νομίζετε. Είμαι βέβαιος Εσεί πρέπει να τον ανακαλύψετε και δεν θα δυσκολευτείτε. Αλλά όσο για μένα, θέλω να τελειώνω και να σα δώσω τι εξηγήσει που σα υποσχέθηκα. Προχώρησα πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναν οι αντίπαλοι μα και είμαι πεπισμένο πω από τη μεριά του θα αντιδράσουν αποφασιστικά. Ο κλειός φύγεται γύρω μου. Έχω το προέστημα πω πλησιάζει ο κίνδυνο. Ελάτε,λάτε, Μποτρέλαι. Ναι. Ε, θα δούμε. Προ το παρόν, να βγιαστούμε. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σα ρωτήσω για ένα σημείο που θέλω να διελευκάνω αμέσω. Δεν μιλήσατε σε κανέναν για το έγγραφο που βρήκε ο Ενομοτάρχη Γκεβιγιόν και που σα έδωσα μπροστά μου. Με την πίστη μου όχι σε κανέναν Μα νομίζετε πως έχει καμιά σημασία Μεγάλη σημασία Έχω μια ιδέα Μια ιδέα που το ομολογώ δεν βασίζεται σε καμία απόδειξη Γιατί ως τώρα δεν κατάφερα να αποκρυπτογραφήσω αυτό το έγγραφο Λοιπόν σας μιλώ τώρα για να μην ξαναγυρίζουμε σε αυτό το θέμα Ο Μποτελέ το χέρι του κυρίου Φιγέλ και του ψηθήρισε Σοπάστε. Μα σακούνε απ' έξω Η άμο του κήπου έτρεξε. Ο Μποταλέ έτρεξε στο παράθυρο και έσκυψε έξω. Δεν είναι πια κανεί. Αλλά τα λουλούδια κάτω είναι πατημένα. Θα ξεσηκώσουμε εύκολα τα αποτυπώματα. Έκλεισε το παράθυρο και ξανακάθισε. Βλέπετε, κυρία Ανακριτά, πω οι εχθροί μα δεν παίρνουν πια καμιά προφύλαξη. Δεν έχουν πια τον καιρό. Και αυτό νιώθει πω πρέπει να βιαστεί. Α επιταχύνουμε και εμεί τι ενεργέ μα και α μιλήσουμε. Αφού δεν θέλουν να μιλήσω. Ακούμπησε το έγγραφο στο τραπέζι και το κράτησε ανοιχτό. Πρώτα απ' όλα, μια παρατήρηση. Σε αυτό το χαρτί, εκτό από τι τελείε, έχουμε μόνο αριθμού. Και στι τρει πρώτε γραμμέ, όπω και στην πέμπτη, με τι μόνες που μπορούμε να ασχοληθούμε, γιατί η τέταρτη είναι εντελώ διαφορετική κατηγορία, δεν υπάρχει κανένα αριθμό μεγαλύτερο από το 7. Έχουμε λοιπόν πιθανότητε καθένα από αυτού του αριθμού να αντιπροσωπεύει ένα από τα 7 φωνήεντα, και αυτό με αλφαβητική σειρά ας γράψουμε το αποτέλεσμα και σημείωσε σε ένα ξεχωριστό χαρτί. Αλφα, τελία, ομέγα, αλφα, τελία, όμικρον, τελία, όμικρον εύψιλον, τελία, εύψιλον, τελία, αλφα, ιτα, τελία, όμικρον εύψιλον, τελία, γιώτα αλφα, τελία, εύψιλον, τελία, όμικρον τελία, αλφα. Μετά συνέχισε. Όπω βλέπετε, το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Το κλειδί του ενίγματο είναι ταυτόχρονα πολύ απλό, αφού αρκέστηκαν να αντικαταστήσουν τα φωνή ενταμέ αριθμού και τα σύμφωνα με τελείε, και εξίσου δύσκολο, αν όχι αδύνατο να βρεθεί, αφού δεν χρησιμοποίησαν κανένα άλλο μέσο για να κωδικοποιήσουν το κείμενο. Είναι γεγονό πω φαίνεται. αξεδιάλειτο. Θα σα δοκιμάσουμε να το ξεδιλύνουμε. Η δεύτερη γραμμή χωρίζεται σε τρία μέρη και το τρίτο μέρο παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο. Ώστε είναι σχεδόν βέβαιο πως σχηματίζει μια λέξη Αν δοκιμάσουμε τώρα να αντικαταστήσουμε τις ανδιάμεσες τελείες με σύμφωνα Θα συμπεράνουμε έπειτα από αναρρύθμητες δοκιμές Πως τα μοναδικά σύμφωνα που συμπληρώνουν λογικά τα φωνήεντα Δεν μπορούν λογικά παρά να μια και μοναδική λέξη Δεσπινίδων. Αναφέρετε λοιπόν στη Δεσποινίδα Ντεζεύρ και τη Δεσποινίδα Ντεσεβερά Βεβαιότατα Και δεν βλέπετε τίποτα άλλο. Ναι. Παρατηρώ ακόμα μια διακοπή της συνέχεια στη μέση της τελευταίας γραμμής και χρησιμοποιώντας την ίδια δοκιμαστική μέθοδο διαπιστώνω φυσικά και αμετάκλητα πως η τελευταία λέξη δεν μπορεί να είναι άλλη από «βελώνα». Πραγματικά, η λέξη «βελώνα» επιβάλλεται. Τέλος για την πρώτη λέξη ή μάλλον για τις δύο πρώτες λέξεις γιατί το πρώτο γράμμα δεν μπορεί παρά να είναι το άρθρο με το ίδιο πάντα σύστημα και απορρίπτοντας τα ατέρια στα επίθετα, κρατώ τη μοναδική λέξη που έχει κάποιο λογικό συσχετισμό με τη λέξη βελόνα. Τη λέξη «κούφια». Έχουμε λοιπόν η κούφια βελόνα. Ας παραδεχτούμε πως αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, αν και δεν βλέπω σε τι μας χρησιμεύει. Σε τίποτα. Για την ώρα σε τίποτα. Αργότερα θα δούμε. Είμαι της γνώμης πως αυτός ο ενιγματικός συνδυασμό των δύο λέ Κούφια, βελόνα κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που με περισσότερο είναι το υλικό του εγγράφου, το χαρτί του. Κατασκευάζεται, άραγε ακόμα αυτό το είδος της περγαμηνής. Και ακόμα αυτή η απόχρωση ελεφαντόδοντου. του. Και τα τσακίσματά μετά του. Η φθορά στα τέσσερα σημεία που διπλώθηκε. Και τέλος, προσέξτε αυτά τα σημάδια από κόκκινο κερί στο πίσω μέρο. Εκείνη τη στιγμή κάποιο διέκοψε τον Πότρελαι. Ήταν ο γραμματέα Μπρεντού, που άνοιξε την πόρτα και ανήγγειλε τον ξαφνικό έρχομό του εισαγγελέα. Ο κύριο Φιγγέλ σηκώθηκε. Ο κύριο εισαγγελέα είναι κάτω. Όχι κύριε Ανακριτά, ο κύριο εισαγγελέα είναι στο αυτοκίνητό του. Περνούσε από εδώ και θα ήθελα να τον συναντήσετε μπροστά στην καγκελόπορτα. Έχει να σα πει δύο λόγια. Παράξενο. Τέλο πάντων, θα δούμε. Με συγχωρείτε ποτρελέ, πάω και έρχομαι αμέσω. Και βγήκε. Ακούστηκαν τα βήματά του που απομακρύνονταν Τότε ο γραμματέας έκλεισε την πόρτα Την κλείδωσε Και έβαλε το κλειδί στη τσέπη του μπέλη, λοιπόν Τι κάνατε γιατί κλειδώσατε Δε θα είμαστε καλύτερα έτσι για να κουβεντιάσουμε Ο Μποτριλέ ορμήσε σε μια άλλη πόρτα που επικοινωνούσε με το διπλανό δωμάτιο Είχε καταλάβει Ο συνένοχος ήταν ο Μπρεντού Ο ίδιος ο γραμματέας του ανακριτή ο Μπρεντού κάχασε Μη τα δαχτυλά σας νερέ μου φίλε Έχω κλειδώσει και αυτή την πόρτα Μένει το παράδειγμα. Πολύ αργά Είπε ο Μπρεντού Που είχε ήδη στηθεί μπροστά με το περίστροφο στο χέρι Κάθε διέξοδος είχε κοπεί Δεν του έμενε να κάνει τίποτα άλλο Παρά να κρατήσει η αμυντική στάση προ αυτόν τον αντίπαλο Που είχε βγάλει τη μάσκα του τόσο απότομα Και με τέτοιο θράσος ο Ισίδωρος σταύρωσε τα χέρια με ένα αίσθημα απροσδιόριστης αγωνίας Καλά και τώρα ας συντομεύσουμε Τράβηξε το ρολόι του Αυτός ο εξαίρετος κύριο Φιγγελ, θα περπατήσει ως την καγκελόπορτα Εννοείται πως στην καγκελόπορτα δεν θα είναι κανείς ούτε εισαγγελέας ούτε τίποτα Τότε θα γυρίσει πίσω Έχουμε περίπου τέσσερα λεπτά Χρειάζομαι μόνο ένα για να το σκάσω από το παράθυρο Να γλιστρήσω από τη μικρή πόρτα των ερυπείων Και να πηδείξω στη μοτοσικλέτα που με περιμένει Μας μένουν λοιπόν τρία λεπτά Είναι αρκετά Ήταν ένα κομικό παραμορφωμένο πλάσμα Το πάνω μέρος του σώματός του Πελώριο, στρογγυλό, σαν αράχνη με τεράστια μπράτσα Ισορροπούσε πάνω σε πολύ μακριά και αδύνατα πόδια Το κουκαλιάρικο πρόσωπο και το μικρό χαμηλό μέτωπο έδιναν την περιορισμένη εφηλία του ατόμου συνδυασμένη με τυφλή ισχυρογνωμοσύνη ο Μποτρελέ παραπάτησε τα πόδια του δεν τον κρατούσαν, χρειάστηκε να καθίσει Μιλήστε τι θέλετε Το χαρτί Το ψάχνω εδώ και τρεις μέρες Δεν το έχω Λες ψέματα Όταν μπήκε σε είδα που το ξανάβαζε στο πορτοφόλι σου Και μετά Μετά Θα υποσχεθεί πως θα κάσει φρόνημα μας ενοχλεί. Άσε μας ήσυχους Και ασχολήσου με τις υποθέσεις σου Κοντεύει να εξαντλήσεις την υπομονή μας Είχε προχωρήσει σημαδεύοντας πάντα Με το περίστροφο το νέο Και μιλούσε υπόκοφα τονίζοντας τις συλλαβέ με απίστευτη ενεργητικότητα. Το βλέμμα του ήταν σκληρό. Χαμογελούσε με κτηνοδία. Ο Μποτρελέ ανατρίχεσε. Ήταν η πρώτη φορά που είχε την αίσθηση του κινδύνου. Και τι κινδύνου. Καταλάβανε πως βρισκόταν απέναντι σε έναν ανελαίητο αντίπαλο. Σε μια τυφλή και ακατανίκητη δύναμη. Και μετά, μετά, τίποτα. Θα σε ελεύθερο. Για λίγο σιωπή, ο Μπρεντού συνέχισε Μόνο ένα λεπτό ακόμα Πρέπει να αποφασίσεις Έλα παιδάκι μου Έλα τέρμανες αχλαμάρες Είμαστε οι πιο δυνατοί Πάντα και παντού Γρήγορα το χαρτί Ο Ισίδωρος δε σάλευε Ήταν χλωμός, τρομοκρατημένος Αλλά κύριο του εαυτού του Παρόλο που τα νεύρα του τον εγκατέλειπαν Το μυαλό του παρέμενε καθαρό Η μικρή μαύρη τρύπα του περιστρόφου Απήχε 20 εκατοστά από τα μάτια του το λιγισμένο δάκτυλο πίεζε φανερά τη σκανδάλη. Μια μικρή προσπάθεια ακόμα έφτανε Το χαρτί Διαφορετικά Να το Τράβηξε από τη τσέπη του το πορτοφόλι Και το έδωσε στο γραμματέα που το άρπαξε αμέσως. Θαυμάσια Βλέπω πως είσαι λογικός Τελικά ίσως να μπορούσε να γίνει κάτι με σένα Λίγο φοβητσιάρης αλλά λογικός Θα μιλήσω στους μου και τωρα φεύγω. Γεια σου. Έβαλε το περίστροβο στη τσέπη του Και έκανε να ανοίξει το παράθυρο Στο διάδρομο ακούστηκε θόρυβος Γεια σου. Είναι ώρα Αλλά μία σκέψη τον σταμάτησε Έριξε μία ματιά στο πορτοφόλι Στο διάρρο. Το χαρτί δεν είναι εδώ. Με ξεγέλασες Πήδηξε πάλι στο δωμάτιο Ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί. Ο Ισίδωρος είχε αρπάξει με τη σειρά του το περιστροφό του και πυροβολούσε. Αστόχησες φίλε μου. Το χέρι σου τρέμει. Φοβάσαι. Όρμησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αφυλίστηκαν στο καλύτερος. Απ' έξω χτυπούσαν την πόση. Ο Ισίδωρος λύγιζε. Ο αντίπαλος του τον είχε καταβάλει από την πρώτη στιγμή. Ήταν το τέλο. Ένα χέρι ψώθηκε πάνω του, οπλισμένο με μαχαίρι, κατέβηκε ο Μεορδί. Ένα δυνατό πόνο του έκαψε τον ώμο και παρελύσαι. Στάθηκε, πω έψαχναν στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του και έπαιρναν το έγγραφο. Έπειτα μέσα από τα μισόκλειστα βλεβαρά του πω ο άλλο πιδούσε το περβάζι του παραθύρου. Οι διε εφημερίδε που το επόμενο πρωί ανέφεραν τα τελευταία περιστατικά στον πύργο του Αμπριμεζή, την υπόθεση του Παρεκκλησιού, την ανακάλυψη του πτώματο του Αρσέν Λουπέν και του πτώματο τη Ράιμον και τέλο την επίθεση που δέχθηκε ο Μπότερλε από τον Πρεντού, γραμματέα του Ανακριτή. Οι διε εφημερίδε ανήγγυλαν τα ακόλουθα νέα: Την εξαφάνιση του Γκανιμάρ και την απαγωγή του Χέρλοξ Χόλμ την ώρα που πήγαινε να πάρει το τρένο από την Ντούβρ. Μέρα μεσημέρι, στο κέντρο του Λονδίνου. Έτσι λοιπόν, η συμμορία του Λουπέν, που αποδιοργανώθηκε για λίγο από την αξιοθαύμαστη επινοητικότητα ενό 17χρονου παιδιού, ξανάρχιζε την επίθεση και παρέμενε νικήτρια με το πρώτο χτύπημα παντού και σε όλα τα μέτωπα. Οι δύο βασικοί αντίπαλοι του Λουπέν, ο Σόλμ και ο Γκανιμάρ, είχαν εξαφανιστεί. Ο Μποτελέ ήταν εκτό μάχη. Δεν υπήρχε πια κανεί ικανό να αντιμετωπίσει τέτοιου έχθου. Έξι εβδομάδε αργότερα, ένα βράδυ είχα δώσει άδεια στον υπηρέτη μου Ήταν η παραμονή της 14ης Ιουνίου Έκανε αποπληκτική ζέστη και δεν είχα καμιά διάθεση να βγω Με ανοιχτά τα παράθυρα του μπαλκονιού μου και αναμένη τη λάμπα Εγκαταστάθηκα σε μια πολυθρόνα και πήρα τις εφημερίδες που δεν είχα προλάβει να διαβάσω Φυσικά έγραφαν για τον Αρσέν Λουπέν Έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας του φτωχού Ισίδωρου Μπο δεν περνούσε ούτε μια μέρα χωρί να γίνεται λόγο για την υπόθεση του Αμπριμεζή. Τη αφιέρωναν ένα καθημερινό άρθρο. Πραγματικά. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Όλα τα στοιχεία τη αλήθεια ήταν γνωστά. Το μυστήριο, τι το αποτελούσε. Ήταν γνωστό ο κρυψόνα όπου είχε καταφύγει ο Αρσέν Λουπέν, όπου και ξεψύχησε Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επομένω ο Λουπέν ήταν νεκρό. Το πτώμα τη σε Δεσσεβεράν. Είχε αναγνωριστεί χάρη στην αλυσιδίτσα που είχε στον καρπό Το δράμα είχε τελειώσει Αλλά κανείς δεν το θεωρούσε τελειωμένο Αφού ο Μποτρελέ ισχυριζόταν το αντίθετο Με τον Μποτρελέ ελεύθερο Γιατρεμένο από την πληγή του Θα ήταν δυνατό να υπάρξει μια κάποια βεβαιότητα για τον κύριο Χάρλιγκτον, το μυστηριώδη συνένοχο του Αρσέν Λουπέν, φυλακισμένο ακόμα στα κεντρικά κρατητήρια. Θα μαθευόταν τι έγινε μετά την επίθεση ο γραμματέα Μπρεντού, ο δεύτερο συνένοχο. Με τον Μποτρελέ Ελεύθερο, θα ήταν δυνατό να υπάρξει μια συγκεκριμένη άποψη για την εξαφάνιση του Γκανιμάρ και την απαγωγή του Σόλμ. Πώ μπόρεσαν να γίνουν αυτέ οι δύο επιθέσει. Οι Άγγλοι αστυνομικοί, όπω και οι Γάλλοι συναδελφοί του, δεν έβρισκαν κανένα στοιχείο επάνω σε αυτό το θέμα Την Κυριακή της Πεντηκοστής Ο Γκανιμάρ δεν γύρισε σπίτι του Ούτε τη Δευτέρα Και ούτε τις επόμενες έξι εβδομάδες Στο Λονδίνο τη Δευτέρα της Πεντηκοστής Στις 4 το απόγευμα Ο Χάιλοξ Σόλμς έπαιρνε μια άμαξα για να πάει στο σταθμό φαίνεται πως αισθάνθηκε τον κίνδυνο μόλις ανέβηκε και προσπάθησε να κατέβει. Αλλά δύο υποκείμενα σκαρφάλωσαν δεξιά και αριστερά στο αμάξι, τον άρπαξαν και τον κράτησαν ανάμεσά τους ή μάλλον από κάτω τους, αν σκεφτεί τον περιορισμένο χώρο του τροχοφόρου. Και αυτά μπροστά σε δέκα μάρτυρες που δεν είχαν τον καιρό να μεσολαβήσουν. Μετά, μετά τίποτα. Τίποτα δεν ήταν γνωστό. Θα γινόταν όμω. γνωστό. Εδώ και αρκετές μέρες οι εφημερίδες ανάγκελαν την επάνωδο του Μπότρελε Η μάχη θα ξανάρχιζε Και τούτη τη φορά ο νεαρός θα ήταν αμύλικτος, Γιατί θα ήθελε να εκδικηθεί Και ξαφνικά πρόσεξα το όνομά του τυπωμένο με κεφαλαία στοιχεία Η μεγάλη εφημερίδα έγραφε στο πρώτο φύλλο τα παρακάτω. Ο κύριος Ισίδωρος Μπότρελε Δέχτηκε να μας παραχωρήσει την αποκλειστικότητα σχετικά με τι αποκαλύψει του Αύριο Τετάρτη, πριν ακόμα το πληροφορηθεί η αστυνομία, η μεγάλη εφημερίδα θα δημοσιεύσει όλη την αλήθεια για το δράμα του Αμπριμεζή. Υπόσχεται, ε. Τι λέτε γι' αυτά, αγαπητέ μου. <Κι> Πήδηξα από την πολυθρόνα μου. Στην καρέκλα δίπλα μου καθόταν ένας άγμος τους. Σηκώθηκα και αναζήτησε ένα όπλο με τα μάτια. Αλλά όπως η στάση του δεν φαινόταν επιθετική, συγκρατήθηκα και τον πλησίασα. Ήταν... Ήταν ένας νέος άντρα με δυναμικό πρόσωπο Μακριά ξανθά μαλλιά Και μεγαίνει ελαφρά κοκκινοπό Που ξεχωριζόταν σε δυο μύτες Τα ρούχα του θύμισαν Το σοβαρό ενός Εγγλέζου πάστορα Και όλη του η εμφάνιση Είχε κάτι το αυστηρό και το σεμνό που γεννούσε το σεβασμό Ποιος είστε Τον ρώτησε Και όπως δεν απαντούσε Ποιο είστε πως μπήκατε εδώ Τι ήρθατε να κάνετε Με κοίταξε και είπε δεν με αναγνωρίζετε Όχι, ό, όχι <laughs> Είναι πράγματι πολύ παράξενο Ψάξτε καλά Ένας από τους φίλους σας Ένας φίλος μιας ειδική κατηγορίας Του άρπαξε ζωηρά τον μπράτσο. Μα, λέτε, λέτε ψέματα Δεν είστε αυτός που λέτε, δεν είναι αλήθεια <laughs> <laughs> <laughs> Τότε γιατί σκέφτεστε πως είμαι αυτός Και όχι ένας άλλος <laughs> Αυτό το γέλιο Αυτό το νεανικό και καθαρό γέλιο Που η χαριτωμένη του ηρωνία Με είχε διασκεδάσει τόσο συχνά Ανατρίχες. Ήταν δυνατόν Όχι, όχι, όχι ε, ε, ε, Διαματήθηκα με ένα είδος φρίκης Αυτό δεν γίνεται Δεν γίνεται να είμαι εγώ Γιατί είμαι νεκρός και δεν πιστεύετε στα φαντάσματα <laughs> <laughs> Μα είμαι από αυτούς που πεθαίνουν εγώ mm? Να πεθάνω έτσι από μια σφαίρα που μου τράβηξε ένα κορίτσι στην πλάτη oh, oh, Στα αλήθεια με υποτιμάτε Σαν να μπορούσα ποτέ να δεχτώ ένα τέτοιο τέλος Εσείς, εσείς είστε λοιπόν Ψελίσα κατασυγκινημένος μην μπορούντας ακόμα να το πιστέψω Δεν καταφέρνω να σας αναγνωρίσω <laughs> Τότε είμαι ήσυχο, Αν ο μόνος άνθρωπος που έχει δει την πραγματική μου όψη δεν με αναγνωρίζει σήμερα Κάθε άλλο που θα με δει από εδώ και πέρα έτσι όπως είμαι σήμερα Δεν θα με αναγνωρίσει όταν δει την πραγματική μου όψη Αν είναι δυνατόν να έχω μια πραγματική όψη που δεν άλλαζε πια τον τόνο τη, αναγνώρισε τα μάτια του και την έκφραση του προσώπου του και όλη του τη στάση και το ίδιο το άτομο πίσω από την εμφάνιση που είχε υιοθετήσει Ο Αρσέν Λουπέν ψηφίλησε Μάλιστα Ο Αρσέν Λουπέν Ο ένας και μοναδικός Αρσέν Λουπέν που γυρνά από το βασίλειο των σκιών αφού καθώς φαίνεται ψυχοράγησε και αφήσε την τελευταία μου πνοή μέσα σε μια κρύπτη Ο Α Ζωντανό με όλη του τη ζωή, ενεργητικό με όλη του τη θέληση, ευτυχισμένο και ελεύθερο και πιο αποφασισμένο από ποτέ να χαρεί αυτή την υπέροχη ανεξαρτησία. Σε έναν κόσμο που σήμερα του έδωσε μόνο εύνοια και διάκριση. <laughs> εντάξει, εντάξει, είστε πράγματι εσεί και πιο εύθυνο από τη μέρα που είχα την ευχαρίστηση να σα δω τον τελευταίο χρόνο. Σα συγχαίρω. Αναφερόμουν στην τελευταία φορά που τον είδα, μετά από την περίφημη υπόθεση του διαδήματο. Τη ματέωση του γάνου του, την απόδρασή του με τη Σόνια Κριτσνόφ και τον απέσιο θάνατο τη νεαρή Λωσίδα. Εκείνη τη μέρα είδα έναν Αρσέν Λουπέν που αγνοούσε, αδύνατο, καταβεβλημένο, εξαντλημένο από το κλάμα σε αναζήτηση λίγη συμπάθεια και τυφερότητα. Σοπάστε. Σοπάστε, το παρελθόν είναι μακριά. Μα ήταν πριν ένα χρόνο. Όχι, ήταν πριν από δέκα χρόνια. Τα χρόνια του Αρσέν Λουπέν μετράνε 10 φορέ παραπάνω από τα άλλα. Δεν επέμεινα και άλλαξε κουβέντα Μα πώς μπήκατε λοιπόν <laughs> Όπως όλος ο κόσμος για όνομα του Θεού Απ' την πόρτα Αλλά δεν είδα κανέναν και έτσι πέρασε στο σαλόνι Ακολούθησα το μπαλκόνι και να ε, Έστω αλλά το κλειδί της πόρτες oh, Για μένα δεν υπάρχουν πόρτες το ξέρετε καλά Χρειαζόμουν το διαμέρισμά σα και μπήκα Στις διαταγέ σα. Μήπως α, πρέπει να σας αφήσω Όχι, όχι, όχι διόλου Δεν είστε περιττός, μπορώ μάλιστα να σας πω πως η βραδιά θα έχει ενδιαφέρον Περιμένετε κανέναν Ναι Έχω δώσει ραντεβού εδώ, στις 10 Τράβηξε το ρολόι του Δέκα ώρα Αν έχει φτάσει το τηλεγράφημα, το πρόσωπο δεν θα αργήσει Τι σας έλεγα Μην ενοχλείστε Πάω εγώ Ποιον άραγε πρόκειτο να συναντήσει και τι είδου δραματική ή κομική σκηνή θα παρακολουθούσε. Για να τη θεωρεί ο, ίδιος ο Λουπέν ενδιαφέρουσα, θα έπρεπε η περίσταση να είναι τουλάχιστον εξαιρετική. Ξαναγύρισε σε ένα λεπτό και παραμέρισε μπροστά σε ένα νεαρό, αδύνατο, ψηλό, με κατάχλωμο πρόσωπο. Δίχω μια λέξη, με μια ανεπισημότητα στι κινήσει που με ανησυχούσε, ο Λουπέν Άναψε όλα τα φώτα. Το δωμάτιο έλαμψε. Τότε οι δύο άντρε κοιτάχτηκαν εντατικά, με διαπεραστικό βλέμμα. Και ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα να του βλέπει κανεί έτσι σοβαρού και σιωπηλού. Μα ποιο λοιπόν μπορούσε να ήταν ο νεοφερμένο. Τη στιγμή που ήμουν έτοιμο να το μαντέψω γιατί θυμήθηκα μια πρόσφατη φωτογραφία στι εφημερίδε, ο Λουπέν στράφηκε προ το μέρο μου. Αγαπητέ φίλε σα παρουσιάζω τον κύριο Ισίδωρο Μποτρέλε. Και απευθύνθηκε στον νεαρό. Πρέπει να σα ευχαριστήσω, κύριε Μποτρελέ. Πρώτα γιατί δεχτήκατε, μόλι σα έγραψα, να καθυστερήσετε τι αποκαλύψει μέχρι τη συνάντησή μα. Και μετά γιατί μου παραχωρήσατε αυτή τη συνάντηση με τόσο καλή θέληση. Ο Μποτρελέ, χαμογέλασε. Θα σα παρακαλούσα να σημειώσετε πω η καλή μου θέληση συνίσταται κυρίω στο να υπακούω στις διευταγέ σα. Η απειλή σας στο γράμμα που αναφέρετε ήταν αμετάκλητη από τη στιγμή που δεν σκόπευε εμένα, αλλά τον πατέρα μου. <laughs> Μα την πίστη μου, ενεργεί όπως μπορεί και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί τα μέσα δράσης που διαθέτει Ήξερα πω πήρα πως αδιαφορούσατε για την προσωπική σας ασφάλεια Αφού αντισταθήκατε στα επιχειρήματα του κυρίου Μπρεντού Έμενε ο πατέρας σας που τον αγαπάτε στοργικά Υπολόγιζε σε αυτή σα τη χορδή Και να με Παραδέχτηκε ο Μπότερλε, τους πρότεινα να καθίσω Δέχτηκαν και ο Λουπέν Είπε με τον χαρακτηριστικό τόνο τη απροδιόριστη ηρωνία: Όπω και να είναι, κύριε Μποτρελέ, αν δεν δεχτείτε τι ευχαριστίε μου, δεν θα αποκρούσετε τουλάχιστον τη συγγνώμη μου. Τη συγγνώμη? Μα γιατί, για το όνομα του Θεού, για τη βαρβαρότητα που έδειξε απέναντί σα ο κύριο Μπρεντού. Όμω, λέγω πω η πράξη του με εξέπληξε. Δεν ήταν ο συνηθισμένο τρόπο δράση του Λουπέ. Μια μαχαιριά. Πράγματι. Πράγματι, δεν είχα καμιά ανάμειξη. Ο κύριο Μπρεντού είναι νεοσύλεκτο. Τον καιρό που οι φίλοι μου είχαν τη διεύθυνση των επιχειρήσεών μα, σκέφτηκαν πω θα μα ήταν χρήσιμο να πάρουμε με το μέρο μα τον ίδιο τον γραμματέα του ανακριτή. Δεν είχαν άδικο οι φίλοι σα. Ε, πράγματι, ο Μπρεντού που σα είχε αναλάβει ειδικά μα ήταν πολύτιμο, αλλά με αυτή την υπερβολική προθυμία κάθε νεοφώτη του που θέλει να διακριθεί, έδειξε υπερβολικό ζήλο και αναντιώθηκε στα σχέδιά μου όταν σα χτύπησε με δική του πρωτοβουλία. Ω, ήταν μικρό τον κακό. Όχι. Όχι. Όχι και τον επέπληξα αυστηρά. Αλλά πρέπει να πω. Για την υπεράσπιση του, που στον ευνηδιάσατε με την αναπάντηχη ταχύτητα τη ερευνά σα. Αν μα είχατε αφήσει λίγε ώρε ακόμα, θα είχατε αποφύγει αυτή την ασυγχώρητη επίθεση. Και χωρί αμφιβολία θα είχα το μεγάλο προνόμιο να μοιραστώ την τύχη των κυρίων Γκανιμάρ και Σόλμ. Ακριβώ. Ακριβώ. Κι εγώ θα είχα αποφύγει το φρικτό ηθικό βασανιστήριο που μου στήχησε ο τραυματισμό σα. Σα ορκίζομαι. Ε, πέρασα από τρόπε ώρε και ακόμα και σήμερα η χλωμάδα σα μου δημιουργεί βασανιστικέ τύψει. Δεν τα πια μαζί μου Η απόδειξη της εμπιστοσύνης που μου δείχνετε, Με το να μου παραδίδεστε χωρί όνους Θα μου ήταν τόσο εύκολο να φέρω μερικούς φίλους του Γκανιμάρ Αυτή η απόδειξη εμπιστοσύνης τα εξαγοράζει όλα Σοβαρά. Ομολογώ πω βρισκόμουν σε πλήρη σύγκριση. Οι πάλι ανάμεσα σε αυτού του δύο άντρε Άρχισε με έναν τρόπο που μου ήταν εντελώ ακατανόητο. Εγώ που ήμουν παρόν στην πρώτη συνάντηση του Λουπέν και του Σόλμ στο καφενείο του σταθμού του Βορρά, δεν μπορούσα να έχω ξεχάσει το υπεροπτικό ύφο των δύο αντιπάλων, την τρομερή σύγκρουση του εγωισμού πίσω από του ευγενικού τρόπου, τα βαριά χτυπήματα που είχαν ανταλλάξει. Την υποκρισία και την υπεροψία τους Τώρα δεν συνέβαινε τίποτα τέτοιο Ο ίδιος ο Λουπέν δεν είχε αλλάξει η ίδια τακτική και ίδια ύπουλη φιλοφρόνηση Αλλά τι αντίπαλο αντιμετώπιζε Ήταν καν ένας αντίπαλος Μα την αλήθεια δεν είχε ανάλογη εμφάνιση και ύφος. Πολύ ήρεμος αλλά με πραγματική ηρεμία Που δεν έκρυβε την παραφορά κάποιου Που συγκρατείται αλλά πολύ ευγενικό, Αλλά επίσης Χωρίς υπερβολή, χαμογελώντας, αλλά όχι χλεβάζοντας, παρουσίαζε την πιο τέλεια αντίθεση με το Λουπέν. Τόσο τέλεια που ο Λουπέν φαίνονταν τόσο σαστισμένος όσο και εγώ. Σίγουρα ο Λουπέν δεν είχε τη συνηθισμένη του αυτοπεποίθηση μπροστά σε αυτόν τον αδύνατο έφηβο με τα ζωντανά κοριτσίστικα μάγουλα και τα αθώα και εγωιτευτικά μάτια. Πρόσεξα πω αρκετέ φορέ έδειχνε ενοχλημένο. Δίσταζε. Απέφυγε την κατευθείαν επίθεση και έχανε χρόνο με γλυκερέ και επιτηρημένε φράσει. Θα έλεγε κανεί πω κάτι του έλειπε. Έμοιασε να ψάχνει κάτι να περιμένει. Τι, Ποια βοήθεια. Το κουδούνι ξανακούστηκε Σηκώθηκε ζωηρά Και πήγε να ανοίξει Γύρισε με ένα γράμμα Μου επιτρέπετε κύριε Μας ρώτησε Άνοιξε το γράμμα που περιείχε ένα τηλεγράφημα Και το διάβασε <Το Και ξαφνικά σαν να μεταμορφώθηκε το πρόσωπό του φωτίστηκε Το σώμα του ορθώθηκε και είδα τις φλέβες του μετόπου του να φουσκώνουν Ξανά τον αθλητή Τον κυρίαρχο Σίγουρο για τον εαυτό του Κύριο των γεγονότων και των ατόμων Πέταξε το τηλεγράφημα στο τραπέζι Και χτυπώντας το με την πρωθιά του φώναξε Και τώρα οι δυο μα κύριε Μποτρελέ Ο Μποτρελέ ετοιμάστηκε να ακούσει Και ο Λουπέν άρχισε μετρημένα Άλλα ξερά και θεληματικά και σα αφήσουμε τα ανούσια κοπλιμέντα. Είμαστε δύο αντίπαλοι που ξέρουν καλά τι μπορεί να περιμένει ο ένα από τον άλλον και σαν εχθροί θα ενεργήσουμε ο ένα απέναντι στον άλλον. Κατά συνέπεια πρέπει να διαπραγματευτούμε και σαν εχθροί. Να διαπραγματευτούμε. Ναι. Να διαπραγματευτούμε. Δεν το πα στην τύχη και το επαναλαμβάνω ό,τι και να μου στοιχίζει. Και μου στοιχίζει πολύ. Είναι η πρώτη φορά που το λέω σε έναν αντίπαλο. Αλλά σα το λέω αμέσω πω είναι και η τελευταία. Εκμεταλλευτείτε τη. Δεν θα φύγω από εδώ παρά μόνο με μια υπόσχεσή σα. Διαφορετικά θα έχουμε πόλεμο. Το τρελέ έμοιαζε να ξαφνιάζεται όλο και περισσότερο Είπε ευγενικά Δεν το περίμενα αυτό Μιλάτε τόσο παράξενα Είναι τόσο διαφορετικό από την πίστα Ναι Σας φανταζόμουν εντελώς αλλιώτικο Για ποιο λόγο θυμός οι απειλέ. Είμαστε λοιπόν εχθροί Γιατί μας φέρνουν αντιμέτωπους οι περιστάσεις Εχθροί γιατί Ο Λουπέν φάνηκε να διστάζει λίγο Αλλά σάρκασε σκύβοντας προς τον αίρο Άκου μικρέα μου το θέμα δεν είναι να διαλέγουμε τι εκφράσει μα. Πρόκειται για ένα γεγονό, ένα σίγουρο αναμφισβήτητο γεγονό. Αυτό εδώ. Έχω δέκα χρόνια να συγκρουστώ με αντίπαλο τη αξία σα. Με τον Κανιμάρ και τον Σόλουντ έπαιζα σαν τα παιδιά. Με σα αναγκάζουμε να αμυνθώ και κάτι περισσότερο. Να υποχωρήσω. Ναι. Τούτη τη στιγμή κι εγώ κι εσεί ξέρουμε πολύ καλά πώ πρέπει να παραδεχτώ την ήττα μου. Ο Ισίδωρος Μποτρελέ υπερισχύει του Αρσέλου Πεν. Τα σχέδιά μου έχουν αναστατωθεί. Φωτίσατε άπλετα ότι προσπάθησε να κρατήσω σκοτεινό. Με ενοχλείτε. Μου φράζετε το δρόμο. Λοιπόν, βαρέθηκα. Σα το είπε και ο Μπρεντού άσκοπα. Εγώ σα το ξαναλέω και επιμένω να το λάβετε υπόψη Βαρέθηκα. Μα τι θέλετε επιτέλου. Την ησυχία μου. Ο καθένα στη μεριά του. Στι υποθέσει του. Αυτό σημαίνει εσεί να είστε ελεύθερο να κάνετε διαρρήξει με την ησυχία σα. Και εγώ να ξαναγυρίσω στι σπουδές μα. Στις σπουδέ σα, ό,τι θέλετε. Αυτό δεν με αφορά. Αλλά θα με αφήσετε ήσυχο. Χρειάζομαι ησυχία. Και πώ μπορώ να σα ενοχλήσω τώρα. Ο Λουπέν του άρπαξε βία το χέρι. Το ξέρετε πολύ καλά. Μην προσποιήσετε πω το αγνοείτε. Αυτή τη στιγμή είστε κάτοχος ενό μυστικού που έχει εξαιρετική σημασία για μένα. Έχετε το δικαίωμα να μαντέψετε αυτό το μυστικό, αλλά όχι και να το δημοσιεύσετε. Είστε βέβαιο πω το γνωρίζω. Το γνωρίζετε. Είμαι σίγουρο. Μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, παρακολουθούσα την πορεία τη σκέψη σα και τις πρόοδου τη ερευνά σα. Τη στιγμή που σα χτύπησε ο Μπρεντού, είσαστε έτοιμο να τα πείτε όλα. Αργότερα καθυστερήσατε τι αποκαλύψει σα γιατί σκεφτόσαστε τον πατέρα σα. Αλλά τώρα τις υποσχεθήκατε σε αυτή την εφημερίδα. Το άρθρο είναι έτοιμο. Θα έχει στοιχειοθετηθεί σε μια ώρα. Αύριο θα δημοσιευτεί. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Λουπέν σηκώθηκε και κατέβασε απότομα το χέρι. Δεν θα δημοσιευτεί. Θα δημοσιευτεί. Έκανε ο Μποτρελέ και σηκώθηκε κι αυτό. Επιτέλου, οι δύο άντρε είχαν έρθει σε ανοιχτή αντίθεση. Είχα την εντύπωση μια σχεδόν σωματική σύγκρουσης. Ο Μποτρελέ έμοιαζε να έχει ενεργοποιηθεί ξαφνικά. Θα λέγε κανεί, πω μια σπίθα άναψε μέσα του, νέα αισθήματα. Τόλμη, εγωισμό, η δονή του αγώνα, μέθη του κινδύνου. Όσο για τον Λουπέν, καταλάβαινα στη λάμψη των ματιών του. Τη χαρά του μονομάχου που συγκρούεται επιτέλου με το σπαθί του αντιπάλου του. Έχετε δώσει το άρθρο? Όχι ακόμα. Το έχετε πάνω σα, μαζί σα. Δεν είμαι τόσο νόητο. Θα μου το είχατε πάρει κιόλα. Τότε το έχει ένα συντάκτη σε σφραγισμένο φάκελο. Αν δεν είμαι στην εφημερίδα τα μεσάνυχτα, θα το στοιχειοθετήσει. Α, το μελητήριο. Τα έχει προβλέψει όλα. Η οργή του ορίμαζε φανερά από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Μποτρελέ κάχασε. Ιρωνικό με τη σειρά του και μεθισμένο από το θρίαμβο του. Σκάσε λοιπόν, Αγοράκι. Δεν ξέρει λοιπόν ποιο είμαι. Και πω αν ήθελα. Αντί τι στην όλη κοινότητα. να γελάει. Μια βαριά σιωπή έπεσε ανάμεσά του. Μετά ο Λουπέν προχώρησε και είπε υπόκοφα με τα μάτια καρφωμένα στον ποτριλέ. Θα τρέξει στη μεγάλη εφημερία Όχι. Και θα σκίσει το άρθρο σου. Όχι. Θα δει τον αρχισυντάκτη. Όχι. Και θα του πει πω γελάστηκε. Όχι. Και θα γράψει ένα άλλο άρθρο που θα δίνει για την υπόθεση του Απριμεζή την επίσημη εκδοχή. Αυτή που παραδέχτηκε όλο ο κόσμο. Όχι. Ο Λουπέν. Άρπαξε ένα χάρακα που ήταν στο γραφείο του Και τον έσπασε στα δυο χωρίς προσπάθεια Ήταν κατάχλωμος Σκούπισε τον υδρότα στο μετωπό του Ο Λουπέν ήταν κατάχλωμος Σκούπισε τον υδρότα στο μετωπό του Δεν είχε συναντήσει ποτέ αντίθεση στη θέλησή του Και το πείσμα αυτού του παιδιού τον τέλαινε Πίεσε τα χέρια του στου ώμου του ποτρελέ Και είπε κοφτά θα τα κάνεις αυτά, Ποτρελέ Θα πεις πως οι τελευταίες σου ανακαλύψει για το θάνατό Ότι δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό Θα τα πεις Γιατί το θέλω Γιατί πρέπει να πιστέψουν πως είμαι κρός. Και κυρίως θα τα πεις Γιατί αν δεν τα πεις Γιατί αν δεν τα πω Θα απαγάγω τον πατέρα σου αυτή τη νύχτα Όπω έγινε με τον Κανιμάρ και το Σόλμς Ωμιγιαλάς <ΣΣ1> Απάντησέ μου <laughs> Απαντώ, πω μου είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να σα εναντιώνομαι, αλλά υποσχέθηκα να μιλήσω και θα μιλήσω. Μίλησε με την έννοια που σου υποδεικνύω. Θα μιλήσω με την έννοια τη αλήθεια. Είναι κάτι που εσεί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Την ευχαρίστηση, ή μάλλον την ανάγκη να πω την αλήθεια και να την πω μεγαλόφωνα. Η αλήθεια είναι εδώ στο μυαλό που την ανακάλυψε και θα αποκαλυφθεί καθαρή και διαυγή. Το άρθρο θα δημοσιευτεί λοιπόν όπω το έγραψα. Θα μαθευτεί πω ο Λουπένση, θα μαθευτεί γιατί ήθελε να το νομίζουν νεκρό Όλα θα γίνουν γνωστά Και δεν θα παγάγεται τον πατέρα μου Για άλλη μια φορά σώπασαν και οι δυο Κοιτάζοντας και παρακολουθώντας πάντα ο ένας τον άλλον Δεν μπορούσαν πια να υποχωρήσουν Επικρατούσε η βαριά σιωπή που προαναγγέλει το θανάσιμο χτύπημα ποιο θα χτυπούσε. Ο Λουπέν ψιθύρισε Αυτή τη νύχτα στις 3 το πρωί, εκτό αν δώσω την αντίθετη ειδοποίηση Δύο από τους φίλους μου έχουν εντολή να μπουν στο δωμάτιο του πατέρα σου Να τον πάρουν με το καλό ή με τη βία Και να τον στείλουν μαζί με τον Γκανιμάρ και τον Σόλμς <laughs> Το απάντησε ένα ξέσπασμα στην κούγελιο Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν λοποδίτη πως έχω πάρει τα μέτρα μου Ωστέ λοιπόν νομίζεις πως είμαι τόσο αφελής για να στείλω ηλίθεια τον πατέρα μου πίσω στο μοναχικό σπιτάκι του στη μέση της εξοχής Ένα ηρωνικό γέλιο ζωήρευε το πρόσωπο του νεαρού Στα χείλη του φαινόταν ένα καινούριο χαμόγελο Ένα χαμόγελο που το χρωστούσε στην επίδραση του Λουπέν Και ο αφθάδης που χρησιμοποιούσε Και που τον τοποθετούσε αμέσως στο επίπεδο του αντιπάλου του Συνέχισε Βλέπεις Λουπέν, το μεγάλο λάθο. Είναι πω νομίζει αλάνθαστούς τους συλλογισμούς Ομολογείς πως νικήθηκες Τι πλάκα Είσαι βέβαιος πως θα νικήσεις εσύ στο τέλος και για πάντα Και ξεχνάς πως και οι άλλοι μπορούν να σκέφτονται Ο δικός μου συλλογισμός είναι πολύ απλός καλά μου φίλε Ποί ήταν απολαυστικό να τον ακούς να μιλάει Πήγαινοερχόταν με τα χέρια στις τσέπες Με την αλαζονία και την αφέλεια ενός παιδιού Που ερεθίζει το αλυσοδεμένο άγριο θύριο. Πραγματικά Τη στιγμή εκείνη εκδικιόταν με τον πιο απόλυτο τρόπο Όλα τα θύματα του μεγάλου τυχοδιόκτη Και συμπέρανε Λούπερ, ο πατέρας μου δεν είναι στη σαμβόλια είναι στην άλλη άκρη τη Γαλλία, σε μια μεγάλη πόλη και τον φρουρούν 20 φίλοι μας που έχουν διαταγή να μην τον αφήσουν ω το τέλο αυτή τη μάχη. Είναι στο Χερβούργο, στο σπίτι ενό υπαλλήλου του οπλοστασίου. Οπλοστάσιο που κλείνει τη νύχτα και που τη μέρα δεν μπορεί κανεί να μπει παρά μόνο με συνοδεία. Είχε σταματήσει απέναντι από τον Λουπέν και τον κορόιδευε σαν παιδί που κάνει κρυμάτσε σε ένα συμμαθητή του. Τι λέτε για αυτά μέτρα. Εδώ και μερικά λεπτά ο Λουπέν έμενε ακίνητος. Ούτε ένας μης του προσώπου του δεν σαλέβε. Τι σκεφτόταν, τι θα αποφάσιζε. Για όποιον γνώριζε τη βίαιη και αδάμαστη υπερηφάνειά του μια μόνο λύση ήταν δυνατή. Η ολοκληρωτική, άμεση και τελειωτική κατάρρευση του αντιπάλου του. Τα δάχτυλά του συσπάστηκαν. Για ένα λεπτό είχα την εντύπωση πως θα ριχνόταν επάνω στον άλλον και θα τον έπνιγε. Τι λέτε για αυτά μέτρα. Ο Λουπένου πήρε το τηλεγράφημα που ήταν στο τραπέζι Του το έδωσε και είπε με απόλυτη ψυχραιμία Πάρε μικρέ, διάβασε αυτό Ο Μποτρελέ σοβαρεύτηκε Εντυπωσιασμένος από την πραότητα της κινήσης του άλλου Ξεδίπλωσε το χαρτί Του έριξε μια ματιά και ψηθήρισε Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω Καταλαβαίνει τουλάχιστον την πρώτη λέξη την πρώτη λέξη του τηλεγραφήματο. Δηλαδή το όνομα του μέρους Από που το έστειλαν Για κοίταξε Χερβούργο ναι. ναι Ναι Χερβούργο Και λοιπόν Και λοιπόν Μου φαίνεται πως η συνέχεια δεν είναι λιγότερο σαφής Η απαγωγή του δέματος Τελείωσε Η σύντροφοι έφυγαν μαζί του Και περιμένουν οδηγίες ω τις 8 το πρωί Όλα Πάνε καλά. Τι δεν καταλαβαίνει από αυτά, τη λέξη δέμα, μα, μα δεν μπορούσαν να γράψουν κύριε Μποτρελέ, πατέρα. Λοιπόν, πώ έγινε η επιχείρηση, πώ έγινε το θαύμα και απήγαγαν τον πατέρα σου από το οπλοστάσιο του Χερβούργου, παρόλου του 20 σωματοφυλακέ του. <laughs> Αστεία πράγματα. Το γεγονό είναι πω το δέμα στάλθηκε. Τι λε για αυτά, μικρέ. Ο Ισίδωρος προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία του Με μια αναπεγνωσμένη προσπάθεια όλης του της ύπαρξης Αλλά τα χείλη του τρεμούλιαζαν Το σαγόνι του έτρεμε σπασμωδικά Και μάταια πάσχιζε να κρατήσει σταθερό το βλέμμα του Ψέλισε μερικέ λέξεις σώπασε Και ξαφνικά κατέρευσε Και ξέσπασε σε κλάματα με το πρόσωπο στα χέρια Μπαμπά <ΣΣ> Απροσδόκητη εξέλιξη Από το ένα μέρος η συντριβή που απαιτούσε το φιλότιμο του Λουπέν Αλλά και κάτι άλλο ταυτόχρονα Κάτι ιδιαίτερα συγκινητικό και αφελές Ο Λουπέν έκανε μια κίνηση ενόχλησης Σαν να τον κούραζε αυτή η κρίση ασυνήθισης της ευαισθησίας Αλλά φτάνοντας την πόρτα σταμάτησε Δίστασε και ξαναγύρισε με αργά βήματα. Ο σιγανό ήχο των λιγμών ακουγόταν σαν το θλιμμένο παράπονο ενό μικρού παιδιού. Οι ώμοι του ανεποκατέμεναν και δάκρυα έτρεχαν ανάμεσα στα δαχτυλά του. Ο Λουπένε έσκυψε και χωρί να αγγίξει τον ποτρελέ, του είπε με φωνή που δεν είχε το παραμικρό ίχνο σαρκασμού, ούτε καν τον προσβλητικό ήκτο των νικητών. Μην κλασ, μικρέ. Αυτά είναι χτυπήματα που πρέπει να τα περιμένει κανεί. Όταν ρίχνετε στα τυφλά σε μια μάχη όπως έκανες εσύ Σε παραμονεύουν οι χειρότερε καταστροφές Η μοίρα των αγωνιστών είναι αυτή και πρέπει να την υπομένουμε με θάρρος Μετά συνέχισε απαλά Όπως βλέπεις είχες δίκιο <laughs> Δεν είμαστε εχθροί Το ξέρω εδώ και πολύ καιρό Από την πρώτη στιγμή ένιωσα για σένα Για το πραγματικά έξυπνο άτομο που είσαι Μιαν αθέλητη συμπάθεια σω και θαυμασμό. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να σου πω τα εξή. Προπάντων, μην παρεξηγηθεί. Θα με στενοχωρούσε πολύ να με παρεξηγήσει, αλλά πρέπει να σου το πω. Λοιπόν, παρετήσω από αυτόν τον αγώνα εναντίον μου. Δεν σου το λέω από ματαιοδοξία, ούτε πολύ περισσότερο επειδή σε περιφρονώ. Μα βλέπεις η μάχη θα ήταν πολύ άνηση. Δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τα μέσα που διαθέτουν. Να Αυτό το μυστήριο τη κουφιά βελόνα που προσπαθείς μάτια να αποκρυπτογραφήσεις Φαντάσου για μια στιγμή πως πρόκειται για έναν εκπληκτικό, ανεξάντληπτο θησαυρό. Ή ακόμα έναν αόρατο, μοναδικό, φανταστικό καταφύγιο. Ή ακόμα και τα δύο ίσω. Σκέψου την υπεράνθρωπη δύναμη που θα μου δίνουν. Και δεν ξέρει ακόμα όλα τα μέσα που διαθέτω εγώ ο ίδιος, μέσα μου. Ότι μπορώ να επιχειρήσω και να πετύχω με τη θέληση και τη φαντασία μου σου πως όλη μου η ζωή Μπορώ να πω από την ημέρα που γεννήθηκα Σκουπεύει στον ίδιο στόχο Πως δούλεψα σαν κατεργήτης Προτού να γίνω αυτό που είμαι Για να τελειοποιήσω τον τύπο αυτό που ήθελα να δημιουργήσω Που κατάφερα να δημιουργήσω Επομένως, τι μπορείς να κάνεις Τη στιγμή που θα νομίζεις πως κατάφερες να νικήσεις Ο θρυγέμβος θα σου ξεφύγει Θα υπάρχει πάντα κάτι που δεν του σκέφτηκες Ένα τίποτα Ο κόκος της άμμου που θα έχω τοποθετήσει εγώ στο κατάλληλο σημείο Εν αγνία σου Σε παρακαλώ Παρετήσου. Θα αναγκαστώ να σου κάνω κακό και αυτό με θλίβει Για μίαν ακόμη φορά Παρετήσου μικρέ Θα σου κάνω κακό Ποιος ξέρει αν δεν είναι κιόλας έτοιμη η παγίδα Όπου θα πέσεις αν απόφευκται Ο Πωτρελέ ξεσκέπασε το πρόσωπό του Δεν έκλαιγε πια Άραγε Είχε ακούσει τα λόγια του Λουπέν. Μπορούσε να αμφιβάλει κανείς βλέποντας το αφηρημένο του ύφος. Έμεινε σιωπηλό για δύο-τρία λεπτά. Να την απόφαση που θα έπαιρνε Να εξετάζει τα υπέρ και τα κατά Να απαριθμεί τις ευνοϊκές πιθανότητες Στο τέλος είπε στο Λουπέν Αν αλλάξω την έννοια του άρθρου Και αν επιβεβαιώσω τη θύμη του σα. Και αν υποσχεθώ να μην διαψεύσω ποτέ την ψεύτικη εκδοχή Που θα παραδεχτώ Μου ορκίζεστε πως θα ελευθερώσετε τον πατέρα μου Σου το υπόσχομαι οι φίλοι μου μετέφεραν με το αυτοκίνητο του πατέρα σου σε μια άλλη πόλη τη επαρχία. Αύριο το πρωί στι 7, αν το άρθρο στη μεγάλη εφημερίδα είναι όπως το θέλω, θα τους τηλεφωνήσω και θα αφήσουν τον πατέρα σου ελεύθερο. Α είναι. Δέχομαι του όρου σα. Και σαν να έβρισκε άσκοπο να παρακίνει τη συζήτηση μετά την αποδοχή τη του. Σηκώθηκε, πήρε το καπέλο του Με χαιρέτησε Χαιρέτησε και τον Λουπέν και βγήκε Ο Λουπέν τον κοίταζε που έφευγε Και μουρμούρισε όταν άκουσε το θόρυβο της πόρτας που έκλεινε Καημένο παιδί Έστειλα τον υπηρέτη μου να φέρει τη μεγάλη εφημερίδα Την έφερε σε 20 λεπτά γιατί είχε εξαντληθεί στα περίπτερα Άνοιξα πυρετικά την εφημερίδα Το άρθρο του Μποτραλέ ήταν στην πρώτη σελίδα Σε το άρθρο, ο Ισίδρο Μποτρελέ περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα στον πύργο του Αμπριμεζή και τη συμμετοχή του Αρσεν Λουπέν και τη συμμορία του στο μυστικό τη κούφια Βελόνα. Φυσικά, ο νεαρός δεν επιβεβαίωνε τη φήμη του θανάτου του Αρσεν Λουπέν και επέμενε στη δική του εκδοχή των γεγονότων. Καταλήγοντα ότι παρουσιαζόταν ένα κίνδυνο και τον απαγάγει τον Γκανιμάρ. Απαγάγει τον Χέρλοκ Σόλμς. Στέλει τον Μπρεντού να με μαχαιρώσει. Ένα μόνο σημείο μένει σκοτεινό. Γιατί ο Λουπέν κατέβαλε τέτοια ενέργεια για να το αποσπάσει το έγγραφο της κούφιας βελόνας. Δεν μπορεί να έχει την αξίωση να σβήσει από τη μνήμη μου περνοντάς το κείμενο των πέντε γραμμών που το αποτελούσαν. Τότε γιατί. Φοβήθηκε μήπως η ποιότητα του χαρτιού ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη μου έδινε κάποια πληροφορία Ό,τι και να ήταν Αυτή είναι η αλήθεια πάνω στην υπόθεση του ομπριμεζή Επαναλαμβάνω πως στην ερμηνεία που προτείνω Η υπόθεση παίζει μεγάλο ρόλο Όπως έπαιξε και στην προσωπική μας έρευνα Αλλά αν περίμενε κανείς αποδείξεις και γεγονότα Για να πολεμήσει το Λουπέ Υπάρχει ο κίνδυνος ή να περιμένει αιώνια είναι τα τα υπόθεσή μου σε κάθε σημείο της. Έτσι λοιπόν, ο Αρσέν Λουπέν επιρέασε για λίγο τον Ποτρελέ Τον τρονοκράτησε με την απαγωγή του πατέρα του Και τον ανάγκασε να υποχωρήσει Αλλά τελικά ο Ποτρελέ αποφάσισε να μιλήσει Η αλήθεια ήταν πολύ ωραία και πολύ παράξενη Οι αποδείξεις που μπορούσε να παρουσιάσει ήταν υπερβολικά λογικές και κατηγορηματικές Για να δεχθεί να τη συγκαλύψει Όλο ο κόσμος περίμενε τι αποκαλύψει του και μίλησε. Το ίδιο βράδυ τη ημέρα που δημοσιεύθηκε το άρθρο του, οι εφημερίδε ανήγγειλαν την απαγωγή του πατέρα του. Ο Ισίδωρος είχε ειδοποιηθεί με ένα τηλεγράφημα που έλαβε στι 3 από το Χεβούργο. Το χτύπημα αυτό συνέτριψε τον νεαρό μποταρλέ. Αν και δημοσιεύοντα το άρθρο του, είχε υπακούσει σε ένα ακατανίκητο ένστικτο που τον έκανε να περιφρονεί κάθε προφύλαξη, κατά βάθο δεν πίστευε στην πιθανότητα μιας επαγωγή. Είχε λάβει τέλειε προφυλάξει. Οι φίλοι του Χερμπούργου δεν είχαν μόνο την εντολή να φρουρούν τον πατέρα του, έπρεπε να τον παρακολουθούν όπου και αν πήγαινε, να μην τον αφήνουν να βγαίνει μόνο του και ακόμα να μην του δίνουν κανένα γράμμα χωρί να το έχουν ανοίξει. Όχι. Δεν υπήρχε κίνδυνο. Ο Λουπέν μπλόφαρε. Ο Λουπέν προσπαθούσε να τρομοκρατήσει τον αντιπαλό του, να κερδίσει χρόνο. Έτσι, το χτύπημα ήταν σχεδόν απροσδόκητο και το αισθανόταν ακόμα πιο βαρύ, Όπως ήταν ανίσχυρος να δράσει. Μια μόνο σκέψη τον στήριζε: Να φύγει. Να πάει εκεί, να δει μόνος του τι συνέβη και να επιτεθεί. Έστειλε ένα τηλεγράφημα στο Χερβούργο. Γύρω στι 8, έφτανε στον σταθμό Σαν και λίγο αργότερα έφευγε με την ταχεία. Μόνο μια ώρα αργότερα, ανοίγοντας μηχανικά μια βραδινή εφημερίδα που είχε αγοράσει στο σταθμό, είδε το περίφημο γράμμα με το οποίο ο Λούπεν απαντούσε έμεσα στο πρωινό άρθρο του. Κύριε Διευθυντά, δεν μπορώ να ισχυριστώ πω η ταπεινή μου προσωπικότης που σίγουρα σε πιο ηρωικούς καιρού θα περνούσε ολότελα παρατηρήτη, δεν παίρνει κάποια λάμψη στη σημερινή μέτρια και ασήμαντη εποχή. Αλλά υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεράσει η νοσηρή περιέργεια του πλήθου χωρί να φτάσει στην ατιμοτική διακρισία. Αν δεν υπάρχει πια σεβασμό για την ιδιωτική ζωή, τι είδου προστασία έχουν οι πολίτε. Θα επικαλιστείτε την υψηλή αναγκαιότητα τη αλήθεια, μάτι το πρόσχημα. Αφού όσο με αφορά η αλήθεια είναι γνωστή Και δεν διστάζω διόλου να το ομολογήσω δημόσια Ναι Η δεσποινής δεσέμβραν είναι ζωντανή Ναι Την αγαπώ Ναι Έχω την ατυχία να μη με αγαπά Ναι Η έρευνα του μικρού Μποτρελέ Ήταν αξιοθαύμαστα, ακριβής και σωστή Ναι Συμφωνούμε σε όλα τα σημεία Δεν υπάρχει πια ένιγμα Και λοιπόν Τότε Είμαι πληγωμένο ω τα κατάβαθα τη ψυχή μου. Υποφέρω ακόμα από τα βαθύτερα ηθικά πλήγματα και ζητώ να σταματήσει η τροφοδοσία τη δημόσια κακοήθεια με τα προσωπικά μου αισθήματα και τι κρυφέ μου ελπίδε. Ζητώ ησυχία. Την ησυχία που μου είναι απαραίτητη για να κατακτήσω την καρδιά τη Δεσποινίδω Δεσεβεράν και να σβήσω από τη μνήμη τη τι που επέσερε η θέση τη ω φτωχού συγγενή από το Θείο και την ξαδέλφη τη. Αυτό δεν υπόθηκε μέχρι στιγμή. Η δεσποινής Δεσεμβεράν θα ξεχάσει το αποκρουστικό του το παρελθόν. Θα θέσω στα πόδια της ό,τι μπορεί να επιθυμήσει. Ακόμα και το πολυτιμότερο κόσμιμα. Ακόμα και τον πιο απρόσιτο θησαυρό. Θα είναι ευτυχισμένη. Θα με αγαπήσει. Αλλά για να πετύχω, για άλλη μια φορά χρειάζομαι ησυχία. Γι' αυτό καταθέτω τα όπλα και προτείνω ειρήνη στους εχθρούς μου. Του προειδοποιώ όμω, Μεγαλόψυχα πως μια αρνησή του θα έχει τις χειρότερες συνέπειες για αυτούς. Μια λέξη ακόμα για το θέμα του κυρίου Χάρλινγκτον. Πίσω από το όνομα αυτό... κρύβεται ένα εξαιρετικό παλικάρι. Γραμματέας του Αμερικανού εκατομμυριούχου Κούλεϊ... επιφορτισμένος να συγκεντρώνει στην Ευρώπη... όσα αρχαία έργα τέχνης ανακαλύπτει. Η ατυχία... θέλησε να συναντήσει το φίλο του... De δηλαδή τον Βοτρέξ, δηλαδή τον έμαθε. Πληροφορία λανθασμένη, πω ο κύριο Δεζεύρ ήθελε να ξεφορτωθεί του τέσσερι Ρούμπεν του με την προπόθεση να αντικατασταθούν με αντιγραφέ και να μείνει μυστική η συμφωνία. Ο φίλο μου Βοτρέξ ισχυριζόταν πω θα πείσει τον κύριο Δεζεύρ να πουλήσει τον νεκροστάσιο. Οι διαπραγματεύσει συνεχίστηκαν με απόλυτα καλή πίστη από τη μεριά του φίλου μου Βοτρέξ, με συγκινητική αθωότητα από τη μεριά του κυρίου Χάρλικτον, ώστε την ημέρα που οι Ρουμπενς και τα αγάλματα του νεκροστάσιου βρέθηκαν σε σίγουρο μέρο. Και ο κύριο Χάλιγκτον βρέθηκε στη φυλακή. Δεν μένει λοιπόν παρά να φεθεί ελεύθερο ο άτυχο Αμερικανό, αφού αρκέστηκε στον ταπεινό ρόλο του Κορόιδου, να ντροπιαστεί δημόσια η εκατομμυρίουχο αφού δεν διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψη του γραμματέα του, για να μην βρει τον πελάτη, και να συγχαρείτε το φίλο μου Ετιέντε Βοτρέξ, δηλαδή τον Αρσέ Λουπέν, δηλαδή εμένα, γιατί αποζημιώνω τη δημόσια ηθική, κρατώντα τι 500.000 φράγκα. Που πήρα προκαταβολή από τον αντιπαθέστατο Κούλεϊ. Συγχωρέστε μου την πολυλογία, αγαπητέ μου κύριε Διευθυντά, και δεχτείτε τα σέβη μου. Αρσέν Λουπέν. Ίσως ο Ισίδωρος να ζήχιζε τα λόγια αυτού του γράμματος τόσο λεπτομεριακά όσο μελέτησε το έγγραφο της κούφιας Βελόνας Ξεκινούσε από μια αρχή που ήταν εύκολο να αποδείξει Ποτέ ο Λουπέν δεν θα έκανε τον κόπο να στείλει ένα από τα χαριτωμένα του γράμματα στις εφημερίδες χωρίς απόλυτη ανάγκη Χωρίς κάποιο κίνητρο που αργά ή γρήγορα θα φανερωνόταν από τα γεγονότα Ποιο ήταν το κίνητρο αυτού εδώ, για ποιο μυστηριώδη λόγο Ομολογούσε τον έρωτά του Και την αποτυχία του έρωτα αυτού, Έπρεπε να ψάξει κανείς Σε αυτήν την κατεύθυνση Ή μάλλον στις εξηγήσει του Γύρω από τον κύριο Χάρλιντον Ή πιο μακριά ακόμα Ανάμεσα στις γραμμές Πίσω από όλες αυτές τις λέξεις Που η φαινομενική του σημασία Δεν είχε ίσως άλλο σκοπό Παρά να υποβάλει μια μοχθηρή ιδέα Ήπουλη και παραπλανητική. Ο παραπλανη Έμεινε ώρες στη θέση του συλλογισμένο και ανήσυχος Το γράμμα του δημιουργούσε δυσπιστία Σαν να είχε γραφτεί για τον ίδιο Και σαν να προοριζόταν να τον παραπλανήσει αυτόν προσωπικά Για πρώτη φορά και επειδή δεν αντιμετώπιζε μια κατευθείαν επίθεση Αλλά μια αμφίβολη και ακαθόριστη τακτική Αισθανόταν τη σαφή αίσθηση του φόβου Σκεφτόταν το γέρο πατέρα του που τον απήγαγαν εξαιτία του Και αναρωτιόταν με αγωνία αν αν δεν ήταν τρέλα να συνεχίσει μια τόσο άνηση μονομαχία Δεν ήταν βέβαιο το αποτέλεσμα Ο Λουπέν δεν είχε κερδίσει το παιχνίδι εξ αρχής Η λιγοψυχία του κράτησε λίγο <Κι> Όταν κατέβηκε από το βαγόνι του στις 6 το πρωί Ξεκούρας τους, Είχε ξαναβρεί τις δυνάμεις και τη σταθερότητά του Την αποβάθρα τον περίμενε ο Φρομπερβάλ Ο υπάλληλο του στρατιωτικού λιμανιού Που είχε φιλοξενήσει τον πατέρα Μποτρελέ Με την κόρη του Καρλώτα Ένα κοριτσάκι 12 δεκατριών χρόνων oh. Oh. Λοιπόν Φώναξε ο Μποτρελέ Και διάκοψε αμέσως τα βογγητά του ανθρωπάκου oh. Τον τράβηξε σε ένα γειτονικό καφενεδάκι Παρήγγειλε καφέ και το δήλωσε πολύ καθαρά, χωρί να τον αφήσει να πει λέξη. Δεν πήγα καν τον πατέρα μου, έτσι δεν είναι. Ήταν αδύνατον. Αδύνατον και όμω εξαφανίστηκε. Από πότε? Δεν ξέρουμε. Πώ? Όχι. Χθε το βράδυ στι 6, όπω δεν τον είδα να κατεβαίνει, άνοιξα την πόρτα του. Δεν ήταν πια εκεί. Αλλά προχθέ ήταν ακόμα. Ναι, προχθέ δεν βγήκε από το δωμάτιό του. Ήταν λίγο κουρασμένο και η Καρλώτα του πήγε το φαγητό του μεσημέρι και το δείπνω σε 7 το βράδυ. Thank <laughs> you. Φρομπερβάλ σηκώθηκε Κοίταξε τον Ποτρελέ με εντελώς αστισμένο ύφο. Δίστασε για μια στιγμή και πήρε το κασκέτο του Έρχεσαι Καρλώτα Όχι, είπε ο Μποτρελέ. Χρειάζομαι ακόμα μερικές πληροφορίε. Αφήστε τη για λίγο, θα κουβεντιάσουμε Θυμάμαι που τη γνώρισα όταν ήταν τόσοι δά Ο Φρομπερβάλ βγήκε Ο Ποτρελέ και το κοριτσάκι έμειναν μόνοι του στο καφενεδάκι Πέρασαν μερικά λεπτά Ένα γκαρσόνι μπήκε Πήρε τα φλιτζάνια Και εξαφανίστηκε Τα μάτια του νέου και της μικρής συναντήθηκαν Και ο Μποτρελέ έπιασε τα χέρια του κοριτσιού το κοίταξε για δύο-τρία δευτερόλεπτα ταραγμένη, σαχαμένη. <Κι> Μετά σκέπασε ξαφνικά το πρόσωπό της με τα Και ξέσπασε σε λίγμα <Κι> Την άφησε να κλάψει λίγο και τη ρώτησε Εσύ τα έκανες όλα αυτά έτσι δεν είναι Εσένα χρησιμοποίησαν για μεσάζοντα Εσύ το έφερες τη φωτογραφία μου Το ομολογείσαι έτσι δεν είναι και όταν έλεγε πω ο πατέρα μου ήταν στο δωμάτιο του προχθέ, ήξερε πολύ καλά πω ήταν ψέματα, αφού εσύ ίδια τον βοήθησε να βγει. Εκείνη δεν απαντούσε, τη είπε. Γιατί το έκανε αυτό. Σου έδωσαν λεφτά, δίχω άλλο. Για να αγοράσει κορδέλε ή ένα φουστάνι. Τράβηξε τα χέρια τη Καρλώτα και τη σήκωσε το κεφάλι. Αντίκρισε ένα προσωπάκι βρεγμένο από δάκρυα. Το χαριτωμένο, ανησυχητικό και ευκίνητο πρόσωπο των κοριτσιών. Που είναι προορισμένα να υποκύπτουν στους πειρασμού. Έλα, συνέχισε ο Πότερλέ Τελείωσε Δεν θα μιλήσουμε άλλο γι' αυτό Ούτε θα σε ρωτήσω πώς έγινε Θα μου πεις μόνο ότι μπορεί να μου φανεί χρήσιμο Πρόσεξες κάτι Μια λέξη έστω που να τους ξέφυγε Πώς έγινε η απαγωγή Με ένα αυτοκίνητο Τους άκουσα που μίλανε γι' αυτό Και ποιο δρόμο πήραν Α, Αυτό δεν το ξέρω Είπαν τίποτα μπροστά σου που να μπορεί να μας βοηθήσει Τίποτα Ένας τους όμως είπε Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Ο αρχηγός θα μας τηλεφωνήσει από εκεί κάτω Αύριο το πρωί στις οχτώ Από πού Προσπάθησε να δημιουργήσει; Ήταν ένα όνομα πόλης Έτσι δεν είναι Ναι Ένα όνομα Κάτι σαν Σατό ε, Σατομπριάν ε, Όχι όχι Σατό Τιερή Όχι όχι Σατορού Αυτό είναι Σατορού ο Μποτρελέ δεν περίμενε καν να αποστέσει την τελευταία συλλαβή. Ήταν κιόλας όρθιος και χωρίς να ενιαστεί για τον Φρόμπερβάλ χωρίς να ασχοληθεί άλλο με τη μικρή που τον κοίταζε κατάπληκτη άνοιξε την πόρτα και έτρεξε κατά το σταθμό. Ο Ισίδρο Μπότρελε περιπλανήθηκε ανάμεσα στην πόλη Ισουντέν, στον δρόμο για την Τουρ, την Ορλεάνη και το Παρίσι, έχοντα κατά νου ότι η μικρή Καρλώτα δεν του είχε πει ψέματα. Του φαινόταν ότι πλησίαζε στο στόχο του, δηλαδή να ελευθερώσει τον πατέρα του, αλλά και του υπόλοιπου που κρατούσε αιχμάλωτου ο Λουπέν. Ύστερα όμω από άκαρπε έρευνες 15 ημερών, ο ενθουσιασμός του άρχισε να σβήνει και πολύ γρήγορα έχασε την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του. Η επιτυχία αργούσε να πραγματοποιηθεί και σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη άρχισε να τη θεωρεί αδύνατη. Παρόλο που ακολουθούσε ακόμα τις προσχεδιασμένες του έρευνες, θα παραξενευόταν σ' αλήθεια αν οι προσπάθειε του αυτές κατέληγαν στην παραμεκρή ανακάλυψη. Πέρασαν ακόμα μερικέ μέρε, μονότονε και αποκαρδιωτικέ. Έμαθε από τι εφημερίδε προοκόμη Δεζέβλ και οι κόροι του είχαν φύγει από το Αμπριμεζί και είχαν εγκατασταθεί στα περίχωρα τη Νίκαια. Έμαθε ακόμα την απελευθέρωση του κυρίου Χάλιλτον και η αθωότητά του αποδείχθηκε σύμφωνα με τι υποδείξει του Αρσέν Λουπέν. Μετέφερε το στρατηγείο του και εγκατεστάθηκε δύο μέρε στο Λασάτρ και δύο μέρε στο Αρζεντόν. Το αποτέλεσμα έμεινε το ίδιο. Ήταν έτοιμο πια να τα εγκαταλείψει όλα. Ήταν φανερό πω το καμπριολέ που είχε μεταφέρει τον πατέρα του σταμάτησε κάπου και το διαδέχθηκε ένα άλλο μεταφορικό μέσο. Ο πατέρα του ήταν μακριά. Σκέφτηκε να φύγει. Τότε, μια Δευτέρα πρωί, είδε στο φάκελο ενό γράμματο που του έστειλα να το Παρίσι έναν γραφικό χαρακτήρα που τον αναστάτωσε. Ήταν τέτοια η συγκίνησή του που για μερικά λεπτά δεν τολμούσε να τον ανοίξει. Από φόβο μην απογοητευτεί. Τα χέρια του έτρεμαν. Ήταν δυνατόν. Μήπως ήταν μια παγίδα του σατανικού του αντιπάλου. Το άνοιξε αποφασιστικά. Ήταν πραγματικά ένα γράμμα του πατέρα του, γραμμένο από τον ίδιο τον πατέρα του. Ο γραφικός χαρακτήρας παρουσίαζε όλες τις ιδιομορφίες που ήξερε τόσο καλά. Διάβασε. Θα λάβει αυτό το γράμμα αγαπημένε μου γη. Δεν τολμώ να το πιστέψω Όλη τη νύχτα της απαγωγής τα με αυτοκίνητο Και το επόμενο πρωί με αμάξι Δεν μπόρεσα να δω τίποτα Μου είχαν δέσει τα μάτια Ο πύργος που βρίσκομαι τώρα πρέπει να είναι στο κέντρο της Γαλλίας Αν κρίνει από την κατασκευή του και τη βλάστηση του κήπου Το δωμάτιό μου είναι στο δεύτερο όροφο Είναι ένα δωμάτιο με δύο παράθυρα που το ένα σκεπάζεται σχεδόν εντελώς Από ένα αναρχητικό φυτό Το απόγευμα σε συγκεκριμένες ώρες Είμαι ελεύθερο να κάνω βόλτα στο πάρκο Αλλά με επίβλεψη που δεν χαλαρώνει στιγμή Σου γράφω αυτό το γράμμα στην τύχη Και το δένω σε μια πέτρα Ίσως μια μέρα να μπορέσω να το ρίξω Από πάνω από το τοίχο Και να το βρει κάποιο χωρικό. Μην ανησυχείς μου συμπεριφέρονται με κάθε σεβασμό Ο γεροπατέρα σου που σε αγαπά πολύ Και που λυπάται όταν σκέφτεται την έννοια που σου δίνει Μποτρελέ Ο Ισίδωρος κοίταξε αμέσως τα γραμματόσημα Ήταν από το Κιζιόν στον Έντρα Στον Έντρα Σε αυτή την επαρχία που έψαχνε εδώ και τόσες εβδομάδες Τι είχε ευνόησε τον μικρό detective Συζήτησε πρώτα με τον δήμαρχο της Νησιόν Μιας μικρής πόλης Και η έρευνά του τον οδήγησε σε ένα γέρο ακονιστή Τον Παρ Που τον οδήγησε στα ίχνη του Λουπέν Και παρακολουθώντας τον Πήρε τις πληροφορίες του Και έμαθε πως την Παρασκευή Είχε αγορά στην Φρεσελίλ Μια μεγάλη κομμόπολη Σε μερικές λεύγες απόσταση Υπήρχε ο μεγάλος δρόμος με αρκετές στροφές και φυσικά τα μονοπάτια Την Παρασκευή διάλεξε το μεγάλο δρόμο για να πάει Αλλά δεν πρόσεξε τίποτα το ιδιαίτερο Καμιά φιγούρα παλιού πύργου ούτε ψηλές Εκείνη τη μέρα ο Μπότερλέ δεν έκανε τίποτα παραπάνω Είχε ανάγκη να σκεφτεί και να καταστρώσει το σχέδιο της επίθεση Χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη Υπερτερούσε το Λουπέν ο ίδιος θα διάλεγε τώρα την ώρα και τις συνθήκες της σύγκρουσης Και έφυγε Όταν στη γέφυρα συνάντησε δύο χωρικέ Φορτωμένες με κάδος γεμάτος γάλα Της ρώτησε Πώς λέγεται αυτός ο πύργος εκεί κάτω Πίσω από τα δέντρα ε, Αυτός κύριε είναι ο, ο πύργος της βελόνας Είχε ρωτήσει στην τύχη για πληροφόρηση Η απάντηση τον αναστάτωσε Ο πύργος της βελόνας Μα πού βρίσκομαστε λοιπόν στο νομό του Έντρ Μ, Μα όχι κύριε Ο Έντρ είναι από την άλλη μεριά του ποταμού Εδώ είναι ο νομός του Κρές Αυτόν που λένε ο νομός του Κούφιου Ο Ισίδωρος ζαλίστηκε Ο πύργος της Βελόνας. Ο νομός του Κρές Η Κούφια Βελόνα. Το κλειδί του Εγγράφου Ο βέβαιος τελειωτικό ολοκληρωτικός θρίαμβος Τίχως να προσθέσει λέξη Γύρισε την πλάτη στις γυναίκες Και έφυγε περπατώντας αμεθυσμένος Ο Μποτρελέ πήρε αμέσως την απόφαση να ενεργήσει μόνος Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να ειδοποιήσει τις αρχές Έτσι παρουσιάστηκε στο συμβολογράφο του Εγκυζών Τη μεγαλύτερη κομμόπολη της περιοχής Του διηγήθηκε πως ο τόπος του άρεσε Και πως αν ένα κατάλληλο σπίτι Θα ήθελε να εγκατασταθεί με τους του. Ο συμβολογράφος του υπέδειξε διάφορα κτήματα Οπότε λέει, είπε με τρόπο πως είχε ακούσει έναν πύργο της βελόνα Στον βορρά του Κρέζ Ναι πράγματι Αλλά ο πύργος της βελόνα ανήκει σε ένα πελάτη με εδώ και πέντε χρόνια και δεν μπολιέται Μένει εκεί λοιπόν Έμενε εκεί η μητέρα του Αλλά δεν τη άρεσε γιατί έβρισε λίγο θλιβερό τον πύργο και της τον εγκατέλειψα τον περασμένο χρόνο Και δεν μένει κανείς εκεί ναι, ένα είτα, που τον είπε τον πελάτη μου για το καλοκαίρι, ο Βαρόνο σαν Α, ο Βαρόνο σαν Φρέντινγκ. Ένα νέο άντρα με επιτευγμένο ύφο. Μα την πίστη μου, κύριε, δεν τον ξέρω. Ο πελάτη μου διαπραγματεύτηκε κατευθείαν μαζί του. Δεν υπέραψαν συμβόλαιο, ένα απλό γράμμα. Δεν γνωρίζετε λοιπόν τον βαρόνο. Όχι, δεν βγαίνει ποτέ από τον πύργο. Μόνο με αυτοκίνητο μερικέ φορέ και τη νύχτα. Τα τρόφιμα του στα φέρνει μια αγρια μαγείρησε και δεν μιλάσε κανέναν. Περίεργη άνθρωποι. Ο πελάτη σα θα συμφωνούσε να πουλήσει τον πύργο. Δεν μου φαίνεται. Είναι ένα ιστορικό πύργο αφεντικού ρυθμού Λουδομίκου του 10ου τρίτου. Στο πελάτη Πολύ, αν δεν έχει γνώμη Μπορείτε και... να μου πείτε το όνομα του. Πώ, βεβαίω. Λουί Βαλμερά, οδό όρου Σταβόρ 34. Ο Μποτρελέ πήρε το τρένο του Παρισιού από τον πιο κοντινό σταθμό. Και μεθεπομένη, μετά από τρει άκαρπε επισκέψει, βρήκε επιτέλους τον Λουί Βαλμερά. Ήταν ένα άντρα, καμιά τριανταριά χρονών, με ανοιχτόκαρδο και ευχάριστο πρόσωπο. Ο Μποτρελέ έκνε άσκοπο να υποκριθεί. Του είπε το όνομά του Και διηγήθηκε τις προσπάθειές του Και τον σκοπό του διαβήματός του Ο Μποτρελέ απέτησε να ξεκουραστεί ο πατέρας του Για μερικούς μήνες τον ήλιο Προτού γυρίσει στα βουνά της Αβοείας Τον οδήγησε ο ίδιος Μαζί με τη δεσποινήτα Ντεσεβεράν Στα περίχωρα της Νίκαιας Όπου είχαν εγκατασταθεί για το χειμώνα Ο κόμις με την κόρη του Σουζάνα. Η μεθεπομένη ο Βαλμεράς έφερε τη μητέρα του κοντά στους νέου του φίλου και έτσι δημιουργήθηκε μια μικρή απικία γύρω από τη βίλα των Δεζέβρ που την φύλαγαν μέρα νύχτα μισή δουζίνα άντρες πληρωμένοι από τον κόμι Δεζέβρ Ο Λουπένα από τη μεριά του έπρεπε να το είχε παραδεχθεί και δεν του έμενε να κάνει τίποτα άλλο από το να υποταχθεί στα γεγονότα γιατί μια ωραία ημέρα παρουσιάστηκαν τα δυο άλλα θύματα του ο, ο Σόλμ. Η απελευθέρωση αυτή ήταν η ομολογία τη ΣΥΤΑΣ. Μη παλεύοντα, πια ο Λουπέν τη διακήρυξε χωρί επιφυλάξει. Ένα περιστατικό εξάλλου την έκανε ακόμα πιο φανερή. Ήταν οι αραβόνε του Λουί Βαλμερά και τη Δε Σεβερά. Στην οικειότητα που του δημιουργούσαν οι τορνέ συνθήκε τη ζωή του, δεν ήταν δύσκολο να ερωτευτεί ο ένα τον άλλον. Ο κόσμο περίμενε τη μέρα του γάμου, με κάποια αγωνία. Ο Λουπέν δεν θα προσπαθούσε να επιτέθει. Θα δεχόταν χωρί να διαμαρτυρηθεί την τελειωτική απώλεια τη γυναίκα που αγαπούσε. Αλλά όπω και να ήταν, η τελετή έγινε την καθορισμένη μέρα και ώρα και η Ραϊμόν Ντεσεβεράν έγινε η κυρία Λουίβα Λερά. Ήταν σαν η ίδια η μοίρα να ήταν με το μέρο του Μποτρελέ και να επιβεβαίωνε το θρίαμβο του. Το πλήθο το ένιωθε αυτό και οι θαυμαστέ του σκέφτηκαν να οργανώσουν ένα συμπόσιο για να γιορτάσουν αυτό τον θρίαμβο και την εκμηδάνηση του Λουπέ. Η ιδέα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Και το συμπόσιο ήταν μια αποθέωση, όπω ήταν φυσικό. Αλλά μια αποθέωση χαριτωμένη και απλή. Γιατί ήρωα ήταν ο Μποτρελέ. Έδινε αυτόν τον τόνο μόνο με την παρουσία του. Φάνηκε με τριόφρον, όπω συνήθω. Λίγο αστισμένο από του υπερβολικού επένου και τα εγκόμια που τον διαβεβαίωναν πω ξεπερνούσε του πιο διάσημους αστυνομικού. Λίγο ενοχλημένος, μα και πολύ συγκινημένο. Είπε το μικρό του λόγο που άρεσε σε όλου. Με την ταραχή ενός παιδιού που κοκκινίζει όταν το κοιτάζουν Μίλησε για τη χαρά του, την υπερηφάνειά του Τότε τη στιγμή που τελείωνε το λόγο του Και κρατούσε ακόμα το ποτήρι του υψωμένο Ακούστηκαν ζωηρέ ομιλίες στην άκρη της Σάρας Και φάνηκε κάποιος που χειροκροτούσε Κρατώντας μια εφημερίδα Ξανά ησυχία Ο ενοχλητικό ξανακάθισε Αλλά μια ανήσυχη περιέργεια Είχε διαδοθεί γύρω από το τραπέζι η εφημερίδα περνούσε από χέρι σε χέρι και ακούγονταν επιφωνήματα. Διαπάστε, διαπάστε. Φώναζαν από την άλλη μεριά του τραπεζιού. Ο πατέρα Μποτρελέ σηκώθηκε από το τραπέζι του, πήρε την εφημερίδα και την έδωσε στο γιο του. Διαπάστε, διαπάστε. Διαπάστε. Ακούστηκαν διαπάστε. πιο δυνατέ φωνέ. Ο Μποτρελέ, όρθιο μπροστά στο πλήθο, αναζητούσε σε αυτή τη βραδινή εφημερίδα που του έδωσε ο πατέρα του το άρθρο που δημιούργησε μια τέτοια αναταραχή είδε ένα τίτλο υπογραμμισμένο με μπλε μολύβι σήκωσε το χέρι για να επιβάλλει σιωπή και διάβασε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση τις καταπληκτικές αυτές αποκαλύψεις που εκμυδένιζαν όλες τις προσπάθειές του αναστάτωναν τις ιδέες του γύρω από την κούφια βελώνα και έδειχναν τη ματαιοπονία του αγώνα του εναντίον του <οσθε furry> Αρσέν Λουπέν <ε <through> <ε <trainers> Ανοιχτή επιστολή του κυρίου Μασιμπάν της Ακαδημίας των Γραμμάτων. Κύριε Διευθυντά, στις 17 Μαρτίου 1679, τονίζω, 1679, δηλαδή στη βασιλεία του Λουδοβίκου του 14ου, δημοσιεύτηκε στο Παρίσι. Που αναφερόταν στο ιστορικό είναι... της ανακάλυψης ενός Φιλαδίου, δημοσιευμένου το 1815, σχετικού με το μυστήριο της Κούφιας βελόνας. Την είχε γράψει ο Αρσέν Λουπέν και εξηγούσε πώ ο ιδιοφυγή Τζέντελμαν, διαρρήκτη, κατάφερε να γίνει κατοχό του. Αναφερόταν επίση στον πύργο τη Βελώνα που χτίστηκε το 1680 από τον βασιλιά Λουδοβίκο 14 στην περιοχή του Κρέζ. Συνεχίζοντα με φανερή χαρά, εξηγεί πώ έπεσε στην παγίδα του ο Μποτρελέ και κατέληξε εκεί. αναπόφευκτο συμπέρασμα, μέρα στι 9 το πρωί. Ο, συμπέρασμας... ο Λουπέν με τα δικά του μέσα γνωρίζοντα τα ίδια τα γεγονότα. Που ξέρουμε κι εμείς Κατάφερε χάρη μόνο στην εκπληκτική του ιδιοφία Να αποκρυπτογραφήσει το ανεξυχνία στο έγραφο Δηλαδή όλου πέντελευταίο σκληρονόμος των βασιλέων της Γαλλίας Γνωρίζει το βασιλικό μυστικό της κούφιας βελόνας Εκεί τελείωνε το άρθρο αλλά εδώ και μερικά λεπτά, από την παράγραφο που αναφερόταν στον πύργο τη Βελώνα, δεν διάβαζε πια ο Μποτρελέ. Καταλαβαίνοντα την ήττα του, Συντριμμένος από την ταπείνωση, είχε αφήσει την εφημερίδα και είχε σωριαστεί στην καρέκλα του, με το πρόσωπό του κρυμμένο στα χέρια. Η απίστευτη αυτή ιστορία είχε συνταράξει το πλήθο που είχε πλησιάσει σιγά σιγά και τον περιτριγύριζε. Περίμεναν τρέμοντα από ανυπομονησία τι αντιρρήσει του. Αυτό δεν σάλευε. Ο Βαλμερά, του τράβηξε τα χέρια και του σήκωσε το κεφάλι. Ο Ισίδωρος Μποτρελέ έκλαιγε. <Κι> Ήταν τέσσαρες το πρωί. Ο Ισίδωρος δεν είχε γυρίσει στο κολέγιο. Είχε αποφασίσει να γυρίσει μόνο όταν θα τέλειωνε ο πόλεμος που είχε κηρύξει στο Λουπέν. Δεν έκλαιγε πια. Δεν ήθελε να κλάψει άλλο ούτε να στριφογυρίζει. Στο κρεβάτι νευρικά, ούτε να απελπίζεται, όπω έκανε τι τελευταίε δύο ώρε. Ήθελε να σκεφτεί, να σκεφτεί και να καταλάβει. Και τα μάτια του δεν άφηναν τα μάτια που αντίκριζαν στον καθρέφτη, σαν να ήθελε, παρατηρώντα τη σκεφτική εικόνα του, να διπλασιάσει τη δύναμη τη σκέψη του και να ανακαλύψει έτσι το άλλο ανοίγμα. Έμεινε έτσι ω τι έξι, και λίγο-λίγο. Το ερώτημα φανερώθηκε στο νου του σκέτο και γυμνό, με την αυστηρότητα μια εξίσωσης απαλλαγμένο από όλε τι λεπτομέρειε που το περιέπλεκαν και το σκοτεινιέζαν. Ναι, γελάστηκε. Ναι, η ερμηνεία που έδωσε στο έγγραφο ήταν λάθο. Η λέξη Βελώνα δεν εννοούσε τον πύργο στι όχθε του Κρέζ. Το ίδιο και η λέξη Δεσπινίδων δεν μπορούσε να εννοεί τη Ραϊμόντε Σεβεράν και την ξαδέρφη τη, αφού το κείμενο είχε γραφτεί πριν από αιώνε. Οπότε όλα έπρεπε να ξαναγίνουν από την αρχή. Πώ. Σε μία μόνο πληροφορία μπορούσε να βασιστεί. Το βιβλίο που δημοσιεύθηκε επί Λουδοβίκου 14ου. Αλλά από τα εκατό αντίτυπα που είχε τυπώσει αυτό που έπρεπε να είναι το σιδηρούν προσωπείο, δύο μόνο είχαν γλιτώσει από τι φλόγε. Το ένα το πήρε ο λογαγό τη Φρουρά και χάθηκε. Το άλλο το κράτησε ο Λουδοβίκος ο 14 14ο. Το μεταβίβασε στον Λουδοβίκο 15ο. Και ο Λουδοβίκος ο δέκατος έκτος το έκαψε Μα έμενε ένα αντίγραφο της σημαντικής σελίδας Αυτής που περιείχε τη λύση του προβλήματος Ή τουλάχιστον την κρυπτογραφημένη λύση Αυτή που έφτασε στη Μαρία Αντουανέτα Και που η ίδια τη γλίστρισε στο εξώφυλλο του προσευχηταρίου της Τι έγινε το χαρτί αυτό Ήταν αυτό που είχε στα χέρια του ο Μποτρελέ Και που απέσπασε ο Λουπέν Με τον ενδιάμεσο του γραμματέα Μ Βρισκόταν άραγε ακόμα στο προσευχητάριο της Μαρίας Αντουανέτας Και η ερώτηση κατέληγε Τι απέγινε το προσευχητάριο της βασίλισσας Αναζητώντα αυτό το προσευχητάριο Μποτρελέ, απευθύνθηκε στον πατέρα ενό φίλου του, έναν πεπειραμένο συλλέκτη και στη συνέχεια στον διευθυντή ενό μεγάλου μουσείου. Εκεί ανακάλυψε ότι στην τελευταία σελίδα του παλιού βιβλίου, κάτω από την υπογραφή τη Βασίλισσα Μαρία Αντουανέτας υπήρχε η υπογραφή Αρσέν Λουπέν. Αποφάσισε να ζητήσει μέσω των εφημερίδων ένα βιβλίο με τίτλο Η Πραγματεία τη Βελώνα και ζητούσε να του συγκεντρώσουν πληροφορίε. Το απάντησε ο κύριος Μασιμπάν που του μιλούσε για τον πύργο του βαρόνου Ντεβελίν Αφού βρήκε τη διεύθυνση αυτού του πύργου έδωσε ραντεβού με τον κύριο Μασιμπάν και έφτασε εκεί ζητώντας τον βαρόνο, ενώ λίγο πριν είχε φτάσει ο Μασιμπάν Η συνάντηση του Μασιμπάν και του Μποτερλέ ήταν ιδιαίτερα εγκάρδια. Ο Ισίδωρος ευχαρίστησε τον ηλικιωμένο κύριο για τι πρώτε τάξεω πληροφορίε που του έδωσε, και ο Μασιμπάν εξέφρασε το θαυμασμό του με τη μεγαλύτερη θερμότητα. Μετά αντέλαξαν τι εντυπώσει του για το έγγραφο, για τι πιθανότητε που είχαν να ανακαλύψουν το βιβλίο, και ο Μασιμπάν ανέφερε τι πληροφορίε που συγκέντρωσε για τον κύριο Ντεβελίν. Ο Βαρόνο ήταν 60 χρονών. Είχε χειρέψει εδώ και αρκετά χρόνια Και ζούσε πολύ αποτραβηγμένος Με την κόρη του Γαβριέλα Ντεβιγεμούν Που είχε χάσει τον άντρα της Και το μεγαλύτερο γιό της Σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα Ο κύριος Βαρόνος παρακαλεί τους κυρίους να ανέβουν αν θέλουν Ο υπηρέτης του οδήγησε στον πρώτο όροφο Σε ένα μεγάλο δωμάτιο με γυμνούς τείχους και απλή επιπλούση Ω ναι ξέρω μου γράψατε για αυτό το θέμα κύριε Μασιμπάν. Πρόκειται αν δεν κάνω λάθος για ένα βιβλίο που γίνεται λόγος για μία βελόνα και που πρέπει να το έχω από ένα προγονό Πραγματικά. Δυστυχώς έχω κακέ σχέσεις με τους προγόνους μου. Είχαν παράξενες ιδέες εκείνο τον καιρό. Εγώ ζω στην εποχή μου. Έχω διακόψει με το παρελθόν. Ναι. Παρατήρησε ανυπόμονα ο Μπότρολε. Αλλά μήπως θυμάστε να είδατε κάποτε αυτό το βιβλίο. «Μα ναι, σας το τηλεγράφησα» Φώναξε ο Βαρόνος του Μασιμπάν, που πήγε ερχόταν εκνευρισμένο στο δωμάτιο και χάζευε απ' τα παράθυρα. «Μα ναι, ή μάλλον φάνηκε στην κόρη μου πως είδε αυτό το τίτλο, ανάμεσα σε μερικές χιλιάδες βιβλία που έχω. Γιατί για μένα, κύριε, το διάβασμα, δεν διαβάζω ούτε τις εφημερίδες. Η κόρη μου ρίχνει που και που καμιά ματιά, αλλά και πάλι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ο μικρός Ζ ο γιος που τη απόμεινε Και το μόνο που ενδιαφέρει εμένα Είναι να παίρνω τα νίκια από τα κτήματά μου Και να είναι εντάξει τα συμβόλαιά μου Βλέπετε τα κατάστιχά μου Ζω για αυτά κύριε Και ομολογώ πως αγνώ απόλυτα Τι είναι αυτή η ιστορία που αναφέρεται στο γράμμα σας κύριε Μασιμπάν Ο Μποτωλέ που τον είχε πιάσει η Με αυτή την πολυλογία Τον διάκοψε απότομα Με συγχωρείτε κύριε αλλά τότε αυτό το Η βιβλίο... κόρη μου ψάχνει, το ψάχνει από χτε. Και λοιπόν... και λοιπόν το βρήκε. Το βρήκε πριν από καμιά δυο τη στιγμή που φτάσατε. Και που είναι. Πού είναι. Μα το άφησε πάνω σε αυτό το τραπέζι. Να εκεί πέρα. Ο Ισίδωρο όρμησε με ένα πίδιμα στην άκρη του τραπεζιού, όπου κάτω από το ανακατεμένο χαρτομάτι φαινόταν ένα μικρό βιβλίο ντυμένο με κόκκινο Μαροκίνο. Ακούμπησε βία τη γροφιά του πάνω του, σαν να ήθελε να απαγορέψει να το αγγίξουν. Αλλά και ο ίδιο δίσταζε να το ανοίξει. Ε, λοιπόν, φώναξε συγκινημένος ο κύριος Μασίμπαν Το έχω, να το, το καταφέραμε Μα ο τίτλος είσαι βέβαιος Ορίστε, δείτε μόνο σας Και του έδειξε τα χρυσά στοιχεία που ήταν χαραγμένα στο Μαροκίνο Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Πιστήκατε τώρα, κατέχουμε επιτέλους το μυστικό ο, η, η πρώτη σελίδα, τι είναι γραμμένο, στην πρώτη σελίδα Να, διαβάστε. Όλη η αλήθεια δημοσιευμένη για πρώτη φορά Τυπώθηκαν 100 αντίτυπα με δικά μου έξοδα για την πληροφόρηση τη αυλή. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι το αντίτυπο που σώθηκε από τι φλόγε. Είναι το ίδιο βιβλίο που θέλει σε ανακάψει ο Λοδοβίκο ο 14 Το ξεφύλισαν. Το πρώτο μέρο ήταν η δίγηση των διασαφηνήσεων που έγραφε και ο λογαγό Ντελαρμπερί στο ημερολόγιο του. Α τα περάσουμε αυτά. Είπε ο Μπότρελε που βιαζόταν να φτάσει στη λύση. Δεν γίνεται να τα περάσουμε. Ούτε που να το σκέφτεστε. Ξέραμε κιόλα πω ο άνθρωπο με το σίδρο προσωπείο. Φυλακίστηκε γιατί γνώριζε και θέλησε να διαδώσει το μυστικό του βασιλικού οίκου τη Γαλλία. Αλλά πώ το έμαθε και γιατί ήθελε να το διαδώσει. Ποιο ήταν τέλο πάντων αυτό το ενηγματικό πρόσωπο, Ένα αδελφό από άλλη μητέρα του Λοδοβίκου του 14ου, όπω ισχυρίστηκε ο Βαλτέρο, ή ο Ιταλός Υπουργό Ματιόλη, όπω βεβαιώνουν οι σύγχρονοι ιστορικοί. Αυτά είναι προβλήματα με πρωταρχικό ενδιαφέρον. Αργότερα, αργότερα. Μα έχουμε όλο τον καιρό. Α δούμε τώρα την εξήγηση. Ξεφνικά ο Μποτερλέ σταμάτησε. Το έγγραφο. Στη μέση μια αριστερή σελίδα διέκρινε τι πέντε μυστηριώδει γραμμέ με τι τελείες και του αριθμού. Με μια ματιά διαπίστωση πω το κείμενο ήταν το ίδιο με αυτό που είχε μελετήσει τόσο προσεκτικά. δια διάταξη των σημείων. ίδιες αποστάσει που απομόνωναν τη λέξη Δεσπινίδων και καθόριζαν ξεχωριστά τον έναν από τον άλλο του δύο όρου τη κούφια βελόνα. Από πάνω ήταν γραμμένη μια μικρή σημείωση. Όλες οι απαραίτητε πληροφορίε έχουν συγκεντρωθεί από το Βασιλιά Λουδοβίκο το 13ο, όπω φαίνεται, σε έναν μικρό πίνακα που μεταφέρω παρακάτω. Ακολούθησε <συμπίνα> ο πίνακα <συμπίνα> και μετά η εξήγηση <συμπίνα> του εγγράφου. <συμπίνα> ο πινακας και μετα η σταμάτησε κατάπληκτο. Τι είναι, Τι είναι, Έκανε όμω ημάν. Δεν έχει πια νόημα. Έτσι φαίνεται. Για να δούμε την. Πρώτη την έχω συντάξει έτσι ώστε να εκδικηθώ το βασιλιά. Μα τι σημαίνει αυτό, Του να πάρει! Ε, μα τι είναι, ε, Δύο σελίδε σχισμένε. Mm. Οι επόμενε σελίδε, Αχ, δείτε τα σημάδια. Έτρα μια πολύ σέκια απογοήτευση. Ο Μασιμπάν έσκυψε. Είναι αλήθεια. Ε, ε, φαίνονται οι άκρε από τι σχισμένε σελίδε. Μοιάζουν αρκετά πρόσφατε. Δεν τι έκοψαν, αλλά τι έσκυσαν. Τι έσκυσαν βία. Για δείτε. Όλε οι σελίδε προ το τέλο είναι τσαλακωμένε. Αλλά ποιο! Ποιο! Ένα υπηρέτη, ένα συνένοχο. Μπορεί να γίνει και πριν από μήνε. Έστω, πρέπει κάποιο να ξετρίπωσε, να βρήκε αυτό το βιβλίο. Για πετε μου εσείς κύριε. Δεν υποψιάζεσαι τίποτα. Δεν υποψιάζεσαι κανέναν. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε την κόρη. Ναι, ναι, ναι. Μήπω αυτή ξέρει. Ο κύριο Ντεβελίν κάλεσε τον καμαλιέρι του. Δύχα λεπτά αργότερα έμπαινε η κυρία Ντεβηγεμών. Ήταν μια νεαρή γυναίκα με υπονεμένο και καρτερικό πρόσωπο. Ο Μποτρλέτη ρώτησε αμέσω. Βρήκατε αυτό το βιβλίο στη βιβλιοθήκη, κυρία. Ναι, σε ένα δέμα που ήταν ακόμα κλειστό. Και το διαβάσατε? Ναι, χτε το βράδυ. Όταν το διαβάσατε, έλειπαν αυτέ οι δύο σελίδε. Θυμηθείτε καλά. Οι δύο σελίδε μετά τον πίνακα με του αριθμού και τι τελεία. όχι, όχι. Δεν έλειπε καμιά σελίδα. Κι όμω, κάποιο έσκησε. Μα το βιβλίο ήταν στο δωμάτιό όμορφη τη νύχτα. Και σήμερα το πρωί? Σήμερα το πρωί το κατέβασα ίδια εδώ, όταν μου ανήγγειλαν την επίσκεψη του κυρίου Μασιμπά. Λοιπόν. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Εκτός εν... τι, τι. Αλλά τι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι. Τι. Ο ζώ! Ο, ο, ο, ο γιο μου σήμερα το πρωί. Ο, ο, ο ζώ έπαιζε με αυτό το βιβλίο. Και βγήκε ζωηρά Ο Μποτελέ, ο Μασιμπάν και ο βαρόνο την ακολούθησαν. Το παιδί δεν ήταν στο δωμάτιό του. Το αναζήτησαν παντού. Κάποτε το ανακάλυψαν να παίζει πίσω από τον πύργο. Ο Μποτελέ πήρε το μπάζο τη κυρία Ντεβιγεμούν την οδήγησε στο σαλόνι μαζί με τον κύριο Μασιμπάν και το βαρόνο και τη είπε. Το βιβλίο είναι ατελέ. Έστω. Λείπουν δύο σελίδε. Αλλά τις διαβάσατε, κυρία μου, έτσι δεν είναι. Ναι. Ξέρετε τι έγραφαν Ναι. Μπορείτε να μα το επαναλάβετε. Με μεγάλη ακρίβεια. Διάβασα το βιβλίο με πολύ περιέργεια, αλλά οι δύο αυτέ σελίδε μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί είχαν το ενδιαφέρον των αποκαλύψεων. Ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Μιλήστε λοιπόν, κυρία μου, μιλήστε, σα συγκετεύω. Οι αποκαλύψει αυτέ έχουν εξαιρετική σημασία. Μιλήστε, σα παρακαλώ. Ακόμα και τα λεπτά που χάνουμε παίζουν ρόλο. Η κούφια βελόνα ή. Η... Oh, μα είναι πολύ απλό. Η κούφια βελόνα σημαίνει ότι. <Τι> Εκείνη τη στιγμή μπήκε ένας υπηρέτης Ένα γράμμα για την κυρία Περίεργο, Μα ο ταχυτρόμος πέρασε Μου το έδωσε ένας μικρός Η κυρία Ντεβγεμόν το άνοιξε, διάβασε Και ξαφνικά έφερε το χέρι στην καρδιά της Έτοιμη να λυποτιμήσει, κατάχνομη Και τρομοκρατημένη oh. Το χαρτί είχε πέσει κάτω Ο το μάζεψε και το διάβασε με τη σειρά του Χωρίς καν να ζητήσει την άδεια Έγραφε Σοπάστε. Διαφορετικά, ο γιο σα δεν θα ξυπνήσει. Το παιδί μου! Το παιδί μου! Ο Μποτρελέ την καθυσίασε. Δεν είναι σοβαρό. Είναι ένα αστείο. Ελάτε τώρα. Ποιο θα είχε συμφέρον. Εκτό αν είναι ο Αρσέλ Λουπέν. Υπενήχθηκε ο Μασιμπάν. Ο Μποτρελέ του έκανε νόημα να σοπάσει. Ήξερε πολύ καλά πω ο εχθρό ήταν πάλι εκεί προσεκτικό και αποφασισμένο για όλα. Και γι' αυτό ακριβώ ήθελε να αποσπάσει από την κυρία Ντεβίγιαμουν τι αποφασιστικέ λέξει που περίμενε τόσο καιρό. Και να τι αποσπάσει αμέσω. Το ίδιο κιόλας λεπτό. Σας συγκετεύω, κυρία μου. Συνέλθετε. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θα μιλούσε άραγε. Το πίστεψε για μια στιγμή, γιατί η κυρία Ντεβιγεμόν ψηθήρισε μερικές συλλαβές. Αλλά υπότα πόρτα άνοιξε για άλλη μια φορά και μπήκε η κουβερνάντα καταταραγμένη. Ο κύριος Ζώρης, κυρία. Ο κύριος Ζώρης. Η μητέρα βρήκε αμέσως όλες τις δυ ο γρήγορα από όλου, από ένα αλάνθαστο ένστικτο, κατέβηκε γρήγορα τη σκάλα, διέσχισε τον προθάλαμο και έτρεξε στην ταράτσα. Εκεί, σε μια πολυθρόνα, ήταν ξαπλωμένο ακίνητος ο μικρό ζώο. Και λοιπόν τι, κοιμάται. Αποκοιμήθηκε ξαφνικά, κυρία. Είπε η κουβενάντα. Θέλησα να τον ζυπνήσω, να τον μεταφέρω στο δωμάτιό του. Κοιμόταν κιόλα και τα χέρια του ήταν παγωμένα. Παγωμένα! Παγωμένα! Ναι, είναι αλήθεια Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, φτάνει να ξυπνήσει Ο Μποτρελέ γλίστρησε το ένα του χέρι στη τσέπη Έπιασε τη λαβή του περιστρόφου του Με τον δείκτη στη σκανδάλη Και ξαφνικά τράβηξε το όπλο Και πυροβόλησε το Μασιμπάν Ο Μασιμπάν ήταν κιόλας εκτός βολής Σαν να είχε παρακολουθήσει τη σκηνή του νέου Αλλά ο Μποτρελέ όρμησε πάνω του φωνάζοντα τον κουέτ Βοηθήστε με, Λου Με τη σύγκρουση ο Μασιμπάν είχε πέσει σε μία καλαμένη πολυθρόνα. Ε. Το λιγότερο από 7-8 δευτερόλεπτα σηκώθηκε κρατώντας το περίστροφο του νέου και αφήνοντα το ποτρελέ κάτω, ζαλισμένο, μισοπνιγμένο Καλά, πολύ καλά, πηγούνιασες, σε 2-3 λεπτά θες εντάξει Αλλά αν την αλήθεια άρχισες να μ' αναγνωρίσεις Πρέπει να αντέγραψα πολύ καλά τη φάτσα του Μασιμπάν Ορθώθηκε στέρεα στα πόδια του, πυριαπηλητικό ύφο, και κάχασε, κοιτάζοντα του τρει πετρωμένου υπηρέτε και τον αποσβολωμένο βαρό. <laughs> Εσύ, δωρε, έκανε μεγάλη δλακία. Αν δεν του έλεγε πω είμαι ο Λουπέν, τώρα θα μου είχανε κιόλα ορμήσει. Και τι θα είχα απογίνει, Θεέ μου, με τέτοια παλικάρια, ένα με τέσσερι. Ε. Του πλησίασε. Ελάτε, παιδιά μου, μη φοβάστε, δεν θα σα πειράξω. Θέλετε κομμάτι ζάχαρη για να <laughs> Εσύ. Διαδώσ' μου τα 100 φράγκα που μου πήρε, Αυτά. Αυτά τα αυτά σε γνωρίζω. Εσένα πλήρωσα πριν λίγο για να πα το γράμμα στην κυρία Σοπρό. Γρήγορα, κακέ υπηρετή. Πήρε το γαλάζιο χαρτονόμισμα που του έδωσε ο υπηρετή και το έσκησε. <χω> το αντίτιμο τη προδοσία μου καίει τα δάχτυλα. Έβγαλε το καπέλο του και υποκλίθηκε πολύ βαθιά μπροστά στην κυρία Ντεβίγεμον. Θα με συγχωρέσετε, κυρία μου, οι συμπτώσει τη ζωή, ιδιαίτερα τη δική μου. Μα αναγκάζουν συχνά να δείχνουμε σκληρότητα για την οποία κοκκινίζω πρώτε. Αλλά μην φοβάστε για το γιο σα. Ήταν μια αθώα ένεση. Μια μικρή ένεση που το έκανα όσο το ρωτούσαμε. Ε, σε μια ώρα το πολύ θα είναι εντάξει. Για μια ακόμα φορά σα ζητώ συγγνώμη. Αλλά χρειάζομαι τι σιωπήσε. Και απευθυνόμενο τον ποτελέ είπε: Όχι, όχι. Είναι φαίνεται γραπτό πώ θα κάνω το λάθο να σε αφήσω ελεύθερο. Τι τα θέλει. Όλοι έχουμε τι αδυναμίε και εγώ σε συμπαθώ. Και μετά τι. Δεν πέτυχε ακόμα, ώσπου να φτάσει στο κούφωμα τη βελόνα θα περάσει καιρό. Στη διάοδο. Χρειάστηκα δέκα μέρε. Εγώ, ο Λουπέν, εσύ θα χρειαστεί δέκα χρόνια. Έχουμε μια μικρή διαφορά. Χαιρέτησε άλλη μια φορά, ευχαρίστησε τον κύριο Ντεβελίν για τη φιλοξενία του, πήρε τον μπαστούνι του, άναψε ένα τσιγάρο, πρόσφερε και στον Βαρόνο, έβγαλε το καπέλο του στην Ομίγυρη, φώναξε στον Ποτρελέ. Γεια σου, μικρέ. Με προστατευτικό τόνο. Και έφυγε με την ησυχία του, θυσσώντα τον καπνό του τσιγάρου του κατάμουτρα στου υπηρέτε. Ποτρελέ θυμόταν τα τελευταία λόγια του Λουπέν. Τι διάβολα. Χρειάστηκα δέκα μέρε εγώ, ο Λουπέν. Εσύ θα χρειάζεται 10 χρόνια. Αυτή η φράση που είπε ο Λουπέν τη στιγμή που έβγαινε από τον πύργο του Βελίν επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του Ποτρολέ. Ο Λουπέν ενώ καταβάθο έμενε ατάραχο και διατηρούσε την αυτοκυριαρχία του. Είχε μερικά ξεσπάσματα έξαρση λίγο ρομαντικά, θεατρικά και παιδικά ταυτόχρονα. Έγινε στι τι του ξέφευγαν μερικέ ομολογίε, κάποια λόγια που μπορούσε να εκμεταλλευτεί ένα αντίπαλο σαν τον Ποτρελέ. Σωστά ή λάθο, ο Ποτρελέ πίστευε πω η φράση αυτή ήταν μια από τι αθέλητε ομολογίε. Μπορούσε να συμπεράνει πω αφού ο Λουπέν συνέκανε τι προσπάθειέ του στην αναζήτηση τη αλήθεια γύρω από την κούφια βελόνα, αυτό σήμαινε ότι κατήχαν και οι δυο τα ίδια μέσα για να πετύχουν το σκοπό του. Ότι τα στοιχεία που διέθετε ο Λουπέν ήταν τα ίδια με αυτά του αντιπάλου του. Οι πιθανότητέ του ήταν οι ίδιες Μα με τις ίδιες πιθανότητες Με τα ίδια μέσα ο Λουπέν χρειάστηκε μόνο δέκα μέρες Ποια στοιχεία Ποια μέσα και ποιες πιθανότητες είχε λοιπόν Τελικά αυτά ήταν συγκεντρωμένα Στις πληροφορίες που έδινε το φυλάδιο του 1815 Δίχως άλλο Ο Λουπέν βρήκε τυχαία Όπως και ο Μασιμπάν Το φυλάδιο αυτό Και με τη βοήθειά του ανακάλυψε το απαραίτητο έγγραφο στο οι μόνε βάσει που χρησιμοποίησε ο Λουπέν ήταν το φυλάδιο και το έγγραφο. Μα αυτής κατασκεύασε το οικοδόμημά του. Χωρί εξωτερική βοήθεια, μόνο με τη μελέτη του φυλαδίου και του έγγραφου. Αυτό ήταν όλο. Μα λοιπόν, δεν θα μπορούσε και ο Μποτρελέ να περιοριστεί στα στοιχεία αυτά, γιατί να συνεχίζει μια ανώφελη μάχη. Για ποιο λόγο η μάταιε αυτέ έρευνε ήταν βέβαιος πω όσο και να απέφευγε τι πολυάριθμες ενέδρε που συναντούσε σε κάθε βήμα του, θα κατέληγε στο πιο αξιοθρήνητο αποτέλεσμα. Πήρε γρήγορα μια ξεκάθαρη απόφαση. Είχε το ευχάριστο προέστημα πω, αν την ακολουθούσε, θα παρέμενε στο σωστό δρόμο. Πρώτα απ' όλα έφυγε από το σπίτι του συμμαθητή του, αποφεύγοντα τι άσκοπε κατηγορίε. Πήρε τη βαλίτσα του και εγκαταστάθηκε μετά από πολλέ περιπλανήσεις και ταλαιπωρίε σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο του Παρισιού. Έμενε κλεισμένο ολόκληρε μέρε αυτό το ξενοδοχείο. Μερικέ φορέ μόνο κατέβαινε στην τραπεζαρία. Τον υπόλοιπο καιρό έμενε κλειδωμένο, με τι κουρτίνε ερμητικά κλειστέ και συλλογιζόταν. Δέκα μέρε, είχε πει ο Αρσέν Λουπέν. Ο Μποτολέ προσπαθούσε να ξεχάσει ό,τι είχε κάνει και να μην θυμάται παρά μόνο τα στοιχεία του Φιλαδίου και του εγγράφου. Η υψηλότερη φιλοδοξία του ήταν να μην ξεπεράσει το όριο των δέκα ημερών. Κι όμω, πέρασε η δέκατη, η ανδέκατη, η δωδέκατη. Αλλά τη 13η μέρα, μια ιδέα έλαμψε στο μυαλό του. Αναπτύχθηκε με εκπληκτική ταχύτητα σαν μαγικό φυτό, και η αλήθεια ξεπίδησε, ορίμασε, ενισχύθηκε. Το βράδυ αυτή τη 13η μέρα, δεν ήξερε ακόμα τη λύση του προβλήματο, αλλά γνώριζε με κάθε βεβαιότητα μια μέθοδο που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη λύση. Τη γόνιμη μέθοδο που χωρί αμφιβολία χρησιμοποίησε και ο Λουμπέν. Ο αναζήτησε ιστορικά στοιχεία. Ο ή ρολόν. Πρώτο Δούκα τη Νορμανδία, ήταν κύριο του μυστηρίου τη Βελώνα μετά τη συνθήκη του Σανκλέρ. Η σημαία του Γουλιέλμου του κατακτητή, Δούκα τη Νορμανδία, βασιλιά τη Αγγλίας ήταν ραμμένη σε σχήμα Βελώνα. Οι Άγγλοι έκαψαν τη Ζαντάρκ που γνώριζε το μυστικό στη Ρουέν. Και στη Γιάννη σε αυτήν τη περιπέτεια, ποιο ήταν ο αρχηγό των Γαλατών που πλήρωσε σαν λίτρα στον Κέσαρα το μυστικό τη Βελώνα, Μα ήταν ο αρχηγό τη φυλή του Κο και η περιοχή του Κο βρίσκεται στην καρδιά της Νορμανδίας. Η υπόθεση ξεκαθάριζε. Το πεδίο περιοριζόταν. Η Ρουέν, οι όχθε του Σικουάνα, η περιοχή του Κο. Όλοι οι δρόμοι έμοιαζαν να συγκλίνουν σε αυτό το σημείο. Το τρίγωνο του Κό Το μυστικό ήταν εκεί Από τη μία μεριά η θάλασσα Από την άλλη ο Σικουάνας Από την τρίτη οι δύο κοιλάδες που οδηγούν Από τη Ρουέν στη Διέπη Μια ξαφνική λάμψη τη ρουάν στη διεπη μια ξαφνικη λαμψη φωτισε τον νου του Μποτρελέ Αυτή η περιοχή Αυτή η έκταση των υψίπεδων Που απλώνεται από τους απότομους βράχους Τις όχθες του Σικουάνα Ως τι ακτές της Μάνγκης Ήταν πάντα, σχεδόν πάντα Το πεδίο δράσης του Λουπέν. Ο Μποτρελέ ξεκίνησε με τη σειρά του Ξεκίνησε με πραγματική συγκίνηση Γιατί σκεφτόταν πως την ίδια διαδρομή την είχε κάνει και ο Λουπέν Που και αυτός είχε τις ίδιες ελπίδες Όταν ξεκινούσε για να κατακτήσει αυτό το καταπληκτικό μυστικό Που θα του έδινε τέτοια δύναμη Άρα για οι προσπάθειες του Μποτρελέ Θα κατέληγαν στο ίδιο νικηφορό αποτέλεσμα Έφυγε από τη Ρουέν πολύ πρωί με τα πόδια. Το πρόσωπό του ήταν αγνώριστο από το πολύ μακιγιάζ και κρατούσε ένα μπογαλάκι δεμένο σε ραβδί. Έμοιαζε με μαθητευόμενο εργάτη που κάνει το γύρο τη Γαλλία. Έφαγε μεσημέρι στον Τικλέα. Βγαίνοντα από την κονόπολη αυτή, ακολούθησε τον Σικουάνα και δεν τον εγκατέλειψε πια. Το ένστικτό του, ενισχυμένο από τι πιθανότητε, τον ξανάφραινε στι όχθε του όμορφου ποταμού. Μετά τη διάρρυξη του πύργου του Καχών. Οι συλλογέ μεταφέρθηκαν από το Σιγουάνα. Από τον ίδιο δρόμο στάλθηκαν και οι παλιέ καλλιστέ πέτρε του νεκροστάσιου. Φαντάστηκε ένα τολίσκο φορτηγών να πηγαίνει από τη Ρουέν στη Χάβρη, μεταφέροντα τα έργα τέχνη και τα πλούτιμε ολόκληρη περιοχή, για να τα στείλουν από εκεί στη χώρα των πολυεκατομμυρίουχων. Κοντεύω, κοντεύω, μουρμούριζε ο νέο σε κάθε καινούριο στοιχείο τη αλήθεια που ανακάλυπτε. Η αποτυχία των πρώτων ημερών δεν τον είχε αποθαρρύνει. Η πίστη του στην ορθότητα της υπόθεσης που ακολουθούσε ήταν βαθιά και ακλόνητη. Ήταν παράτολμη, υπερβολική αλλά τι σημασία είχε Ήταν αντάξια του αντιπάλου του Η υπόθεση αυτή αντιστοιχούσε στη σχεδόν θαυματουργή πραγματικότητα που αντιπροσώπευε ο Λουπέν Με τον άνθρωπο αυτό μπορούσε να μην ψάχνει κανείς στα όρια του υπερβολικού, του υπεράνθρωπου, του παράλογου Όλες οι πόλεις της περιοχής διατηρούσαν τα ίχνη του Πρωταρχικά όμω, οι Χαβροί και τα περίχωρά τη τραβούσαν τον Ισίδωρο. Οι βασιλείς τη Γαλλία κατέχουν μυστικά που ορίζουν την τύχη των πόλεων. Αυτέ οι μυστηριότητε λέξει φάνηκαν ξαφνικά ξεκάθαρε στον Ποτρελέ. Αυτή η φράση ανακοίνωνε με σαφήνεια για ποιου λόγου ο Φραγκίσκο, ο πρώτο, αποφάσισε να ιδρύσει μια πόλη σε αυτήν την τοποθεσία. Η μοίρα τη Χαβρή δεν ήταν άραγε συνδεδεμένη με το μυστικό τη Βελόνα. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο Μποτρελέ μεθυσμένος από την επιτυχία Τον παλιό νορμανδικό αυτόν κόλπο Ένα από τα βασικά σημεία Ένα από τα πορταρχικά κέντρα του γαλλικού έθνους Τον συμπλήρωναν δύο δυνάμεις Η μια φανερή, ζωντανή, πασίγνωστη Το καινούριο λιμάνι που κυριαρχεί στον ωκεανό Και ανοίγεται στον κόσμο Η άλλη μυστηριώδης, άγνωστη Και ακόμα περισσότερο ανησυχητική Γιατί είναι αόρατη και άπιαστη μια ολόκληρη πλευρά τη ιστορία τη Γαλλία και του βασιλικού οίκου ερμηνευόταν με τη βελόνα, όπω και ολόκληρη η ιστορία του Λουπέν. Οι ίδιε εφεδρίες, ενέργεια και δύναμη τροφοδοτούσαν και ανανέωναν την περιουσία των βασιλιάδων και του Λουπέν. Από πόλη σε πόλη, από τον ποταμό στη θάλασσα, ο Μποτερλέ έψαχνε σαν κυνηγετικό κύλο, προσπαθώντα να αποσπάσει από το κάθε τι τη βαθύτερη σημασία του. Θα μάθανε κάτι σε αυτό το χωριουδάκι, σε αυτό το δάσο. Μήπως από την ασήμαντη πολυλογία αυτού του χωρικού θα ξεπηδούσε η αποκαλυπτική λέξη Έτρωγε ένα πανδοχείο που έβλεπε στην Ονφλέα μια παλιά πόλη του κόλπου. Απέναντί του έτρωγε ένα από αυτού του νορμανδού ζωέμπορου με το κοκκινοπό πρόσωπο και τη βαριά σιλουέτα που συχνάζουν στα παζάρια τη περιοχή. Σε λίγο φάνηκε στον Ποτρελέ πω ο άνθρωπο αυτό τον κοίταζε με κάποια ιδιαίτερη προσοχή, σαν να τον ήξερε ή τουλάχιστον σαν να προσπαθούσε να τον αναγνωρίσει. Μπα, λάθο κάνω. Ποτέ μου δεν είδε αυτόν τον ζωέμπορο κι και κι αυτό με έχει ξαναδεί. Ο άνθρωπος δεν έμειζε να ασχολείται άλλο μαζί του Άναψε την πίπα του Ζήτησε καφέ και κονιάκ Κάπνισε και ήπι Ο Μποτρέλ τέλειωσε το φαγητό του Ήρωσε και σηκώθηκε Την ώρα που ετοιμαζόταν να βγει Έμπαινε μια ομάδα και έτσι αναγκάστηκε να μείνει Για μερικά δευτερόλεπτα όρθιο, Κοντά στο τραπέζι του Ζωέμπορου Τότε τον άκουσε να του λέει με χαμηλή φωνή Καλημέρα κύριε Μποτρελέ ο Ισίδρος δεν δίστασε, κάθεσε δίπλα στον άνθρωπο και του είπε Ναι, εγώ είμαι Αλλά εσείς ποιος είστε Πώς με να γνωρίσατε Δεν είναι δύσκολο Κι όμως έχω δει μόνο τη φωτογραφία σας στις Εφημερίδε. Μα είστε σε τόσο άσχημη κατάσταση Πώς το λέτε εσείς Τόσο άσχημα μακιλιαρισμένος Είχε μια πολύ άντωνη ξενική προφορά και ο Μποτρελέ διέκρινε παρατηρώντα τον Πως ήταν και αυτός μαγειγιαρισμένο για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του. Ποιο είστε, ποιο είστε, Δεν με αναγνωρίζετε. Όχι, δεν σα έχω δει ποτέ. Ούτε κι εγώ. Αλλά για θυμηθείτε, οι εφημερίδε δημοσιεύουν και τη δική μου φωτογραφία, συχνά μάλιστα. Λοιπόν, το βρήκατε, Όχι, Χέρλοκ. Η συνάντηση ήταν πρωτότυπη. Ήταν όμω και ενδεικτική. Ο νέο κατάλαβε αμέσω τη σημασία τη. Μετά από την απαραίτητη ανταλλαγή φιλοφωνήσεων, είπε στον Σόλμ: Υποθέτω πω για να είστε εδώ είναι εξαιτία του. Ναι. Τότε, τότε νομίζετε πω έχουμε πιθανότητε από αυτή τη μεριά. Είμαι βέβαιος Οπότε λέει: Χάρηκε όταν διαπίστωσε πω η άποψη του Σόλμ συμφωνούσε με τη δική του, αλλά με κάποια επιφύλαξη. Αν ο Άγγλος έφτανε στο σκοπό του Και ποιος ξέρει αν δεν έφτανε και πρώτος Θα αναγκαζόταν να μοιραστεί τον θρίαμβο. Έχετε αποδείξεις, στοιχεία Α, μη φοβάστε <laughs> <laughs> Δεν βαδίζω στο ίχνη σα. Εσείς ασχολείστε με το φυλάδιο, το έγγραφο Πράγματα που δεν μου εμπνέουν και μεγάλη εμπιστοσύνη Και εσείς Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά Θα ήταν αδιάκριτο <χμ>, Διόλου Θυμάστε, θυμάστε την υπόθεση του διεδήματο, Την ιστορία του Δούκα του Σαρμεράς Ναι, ναι mm. Δεν έχετε ξεχάσει βέβαια τη Βικτορία Τη γριά παραμάνα του Λουπέν, Εκείνη που την άφησε να το σκάσει Με ένα δίθεν αστυνομικό αυτοκίνητο Ο καλός μας φίλος Γκανιμάρ Όχι Α, Ξαναβρήκα τα ίχνη της Βικτορίας Κατοικεί σε ένα αγρόκτημα κοντά στην Εθνική Οδό Νούμερο 25 Δηλαδή στο δρόμο από τη Χαύρη στη Λίλη από τη βικτορία θα φτάσω εύκολα στο Λουπένι. Θα πάρει πολύ χρόνο <laughs> Τι σημασία έχει Εγκατέλειψα όλες μου τις άλλες υποθέσεις Μόνο αυτή μετρά για μένα Ανάμεσα στο λουπέν και σε μένα Η μονομαχία είναι μέχρι θανάτου Όλα αυτά τα λέγε τόνο αγριότητας Και έδειχνε τη μνησικακία του για τις ταπεινώσεις που είχε υποστεί Όλο το μίσος που έτρεξε στον μεγάλο του αντίπαλο Που τόσο ανελαίητα έπαιζε μαζί Ας πηγαίνουμε Μας κοιτάζουν. Είναι επικίνδυνο Αλλά θυμηθείτε τα λόγια μου Την ημέρα που θα βρεθούμε αντιμέτωποι Ο Λουπέν και εγώ Θα είναι τραγικό Ο Μποτρελέ άφησε το Σόλμς ολότελα καθησυχασμένο. Δεν υπήρχε λόγος να φοβάται μήπως Κερδίσει ο Άγγλος τον αγώνα δρόμου Και ξαναρίχθηκε στη δουλειά Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην βρω κι εγώ αυτό που βρήκε ο Λουπέν. Δεν σταματούσε να επαναλαμβάνει τον εαυτό του ο Μπότερλε. Σίγουρα ο Λουπέν θα είχε μερικά αξιόλογα πλεονεκτήματα απέναντί του. σω την τέλεια γνώση τη περιοχή. Συγκεκριμένα δεδομένα γύρω από του τοπικού τρίλου, πολύτιμα πλεονεκτήματα. Όταν ο Μπότερλε δεν ήξερε τίποτα και αγνούσε εντελώ την περιοχή. Είχε πάει για πρώτη φορά όταν έγινε η διάρεξη στο Άμπρι και πάλι είχε παράσει βιαστικά χωρίς να καθυστερήσει Αλλά τι σημασία είχε τώρα Θα έφτανε στο τέλος της έρευνα αυτής Ακόμα και αν χρειαζόταν να τη εφιερώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του Ο Λουπέν ήταν εκεί Τον έβλεπε, τον μαντέβε. Τον περίμενε στη στροφή του δρόμου, στην άκρη του δάσους Στην έξοδο αυτού του χωριού Και κάθε φορά απογοητευόταν Και η απογοήτευση ήταν ένας παραπάνω λόγος Για να μην εγκαταλείψει τη μάχη. Μια μέρα πέρασε από το όμορφο χωριό του Σενζουέν που υψώνεται δίπλα στη θάλασσα και κατέβηκε ω τη ρίζα του βράχου. Μετά ανέβηκε πάλι στο οροπέδιο, Προχώρησε στο ακροτήρι του Αντιφέρ, στον κόλπο της Μπελπλάς. Περπατούσε ελαφρά και χαρούμενα, λίγο κουρασμένος μα τόσο ευχαριστημένος από τη ζωή που ξεχνούσε και τον Λουπέν και το μυστήριο της Κούφιες Βελώνας και τη Βικτορία και τον Σόλμς. Τον το φύση. Του γαλάζιου ουρανού και τη σμαραγδένια θάλασσα που ένανται στον ήλιο. Μια μέρα συνάντησε ευθύγραμμα αναχώματα και απομινάρια τείχων που του κίνησαν την περιέργεια γιατί του φάνηκαν σαν ίχνη από ρωμαϊκό στρατόπεδο. Μετά ήδη ένα μικρό πύργο από μήνυση παλιού οχυρού με ραγισμένου και ψηλά κοτιθήκα παράθυρα. Ήταν χτισμένο σε ένα ακροτήρι που είχε σχεδόν ξεκολλήσει από το βράχο. Την είσοδο του την έφραζε μια σιδερένια πόρτα και ένα σωρό μπερδεμένα σελματοπλέγματα. Ο Μποτρέλ κατάφερε να τα περάσει με πολύ κόπο. Πάνω από την αψιδωτή πόρτα με την παμπάλα η σκουριασμένη κλειδαριά διάβασε τι λέξει. Ο χειρό του φρεφωσέ. Δεν δοκίμασε να μπει. Έστριψε δεξιά και μετά από μια κατηφοριά πήρε ένα μονοπάτι που ακολουθούσε σύρριζα στον γκρεμό Στην άκρη του βρισκόταν μια πολύ μικρή σπηλιά που έμοιαζε σαν σκοπιά. Έτσι όπω ήταν σκαμμένη στην κορυφή του απότομου βράχου και έπεφτε κατακόρυφα στη θάλασσα. Μόλι και στεκόταν κανεί όρθιο στη μέση τη πυλιά, η τύχη τη ήταν σκεπασμένη με επιγραφέ. Μια σχεδόν τετράγωνη τρύπα σαφεγγίτη, σκαμμένη στο βράχο, έβλεπε προ τη στεριά. Σε απόσταση 30 με 40 μέτρα φέρονταν η επάλξη του οχυρίου του Φρεφωσέ, που ήταν ακριβώ απέναντι. Ο Μποτρέλαιο άφησε το σάκο του και κάθισε. Η μέρα ήταν κουραστική. Αποκοιμήθηκε στο λεπτό. Ξύπνησε ένα ρεύμα δοσερού αέρα Για λίγα λεπτά έμεινε ακίνητο και αφηρημένο. Δοκίμασε να σκεφτεί Να ξαναβεί τον ύμα τη σκέψης του Αλλά ήταν ακόμα αναρκωμένος Είχε συνέλθει κάπως και ετοιμαζόταν να σηκωθεί Όταν ξαφνικά κοκάλωσε κοιτάζοντα κάτι Ένα ρίγος το συντάραξε Έσφυξε τις γροθιές του Και ένιωσε τον υδρότα να μουσκεύει τις ρίζες των μαλλιών του Όχι Όχι Είναι όνει Μα είναι δυνατόν Ο Γονάτισε ξαφνικά Και έφκεψε πάνω από δυο πελώρια γράμματα Ένα μέτρο το καθένα περίπου Που ήταν σκαλισμένα ανάγλυφα Πάνω στο γρανιτένιο πάτωμα Το σκαλισμα ήταν χονδροειδές Αλλά καθαρό Και οι αιώνε είχαν στρογγυλέψει τις γωνίες Είχαν λιάνει την επιφανειά του Τα δυο αυτά γράμματα Ήταν ένα δέλτα και ένα φ Ένα δέλτα και ένα φ Συγκλονιστικό θαύμα Συγκεκριμένα ένα δέλτα και ένα φι Τα δύο γράμματα του εγγράφου Τα μοναδικά γράμματα του εγγράφου Σηκώθηκε Κατέβηκε το απότομο μονοπάτι Έκανε το γύρο του παλιού χειρού Και είδε ένα βοσκό με το κοπάδι του στην πλάγια Και προχώρησε προς το μέρος του Αυτή η σπηλιά εκεί κάτω Αυτή η σπηλιά Τα χείλη του έτρεμαν και δεν έβρισκε τις λέξεις Ο βοσκός τον παρατηρούσε απορριμμένος Κάποτε επανέλαβε ναι, ναι, ναι, αυτή η σπηλιά που είναι εκεί κάτω, δεξιά από το χειρό, πώς τη λένε Ε, πώς, όλοι στο ετρετά τη λένε, να έτσι, οι δεσπινίδες Τι, πώς, τι, ε, τι λέτε ε, ε, μα ναι, το δωμάτιο των δεσπινίδων Οι δεσπινίδες μια από τις λέξεις, μια από τις δυο λέξεις του εγγράφου Όταν έφτασε στο χείλος του γκρέμου, παραμέρισε τα χορτάρια και είδε κάτω του το βάραθρο. Και ξαφνικά ο Μποτρέλε έκλεισε τα μάτια Και έσφυξε σπασματικά το κεφάλι του με τα δυο του χέρια Εκεί κάτω Εκεί κάτω Εκπληκτική αποκάλυψη Η βελόνα του Ετρετά ήταν κούφια Ένα το βασίλειο κάτω από τα νερά Δέκα οργές απόσταση από τη στεριά Και ξαφνικά ο Μποτρέλε ανασύνταξε στο μυαλό του Ολόκληρο σχεδόν το κείμενο Κάτω από το Ετρετά, Παύλα το δωμάτιο των Δεσποινίδων. Παύλα. Κάτω από τον χειρό του φρεφωσέ. Η κούφια βελόνα Η δουλειά του είχε τελειώσει. Ή τουλάχιστον η δουλειά που μπορούσε να εκτελέσει μόνο του, με τα εντελώ προσωπικά του μέσα. Το βράδυ έγραψε στον αρχηγό τη αστυνομία ένα αρκετά μεγάλο γράμμα, όπου ανέφερε με λεπτομέρειε τα αποτελέσματα των ερευνών του και το μυστικό τη κούφια Βελώνα. Ζητούσε βοήθεια για να τελειώσει την αποστολή του, και έδινε τη διεύθυνσή του. Αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο Όταν ξύπνησε το πρωί Τον καρσόνι του ξενοδοχείου του έφερε ένα γράμμα Ορίστε κύριε Του άνοιξε Και είδε το επισκεφτήριο του Γκανιμάρ Επιτέλους Φώναξε ο Μπότερλέ που χρειαζόταν στα λίγη βοήθεια Μετά από μια τόσο επικίνδυνη εκστρατεία Τι κάνετε κύριε, Ο Γκανιμέρ του έπιασε τα χέρια Τον παρατήρησε για λίγο και του είπε. Είστε καταπληκτικός τύπος, νεαρέ μου Μα, με βοήθησε η τύχη Δεν υπάρχει τύχη όταν έχεις να κάνεις με εκείνον Βεβαίωσε ο επιθεωρητής Που μιλούσε πάντα με πολύ επίσημο ύφος για το Λουπέν Χωρίς να προφέρει ποτέ το όνομα του Λοιπόν, τον κρατάμε επιτέλους Όπως τον κρατήσατε 20 φορές τουλάχιστον Ναι, αλλά σήμερα... Στα αλήθεια, σήμερα είναι διαφορετική η περίπτωση Ξέρουμε το καταφύγιο του, το κάστρο του αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Λουπέν δεν είναι ο Λουπέν και δεν μπορεί να ξεφύγει. Η βελόνα του ετρετά όμω θα μείνει. Ο Μποτρελέ συζητώντα με τον επιθεωρητή Γανιμάρ για την εξαφάνιση του Λουπέν, έλεγε: Στα αλήθεια, σήμερα είναι διαφορετική η περίπτωση. Ξέρουμε το καταφυγιό του, το κάστρο του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πω ο Λουπέν δεν είναι ο Λουπέν και δεν μπορεί να ξεφύγει. Η βελόνα του ετρετά θα μείνει. Γιατί, πιστεύετε πω θα το σκάσει. Γιατί νομίζετε πω είναι αναγκασμένο να το σκάσει. Τίποτα δεν μα λέει πω βρίσκεται τώρα στη βελόνα. Την περασμένη νύχτα βγήκαν από εκεί στην ενοχή του. σω να ήταν μεταξύ του. Έχετε δίκιο. Το ουσιαστικό είναι η κούφια βελόνα. Για τα υπόλοιπα σ' ελπίσουμε πω θα μα ευνοήσει η τύχη. Και τώρα α κοβεντιάσουμε. Ξαναπήρε τη σοβαρή του φωνή και είπε με περισπούδα στο ύφο: Αγαπητέ μου, Ποντραλέ, Έχω διαταγή να σα συστήσω να κρατήσετε τη μεγαλύτερη δυνατόν μυστικότητα γύρω από την υπόθεση αυτή. Διαταγή από ποιον, από την αστυνομία, από κάποιον ανώτερο. Από το Προεδρικό Συμβούλιο, Ανώτερο. Διάβολε. Μποτρελέ, έρχομαι από τα Ηλίσια. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θεωρεί την υπόθεση αυτή κρατικό μυστικό εξαιρετική σπουδαιότητα. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να παραμείνει άγνωστο αυτό το κρυφό κάστρο. Στρατηγική λόγοι κυρίω. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν κέντρο ανεφοδιασμού, σαν αποθήκη για τα καινούργια πυρομαχικά. Τα βλήματα που εφευρέθηκαν τελευταία. Θα είναι το άγωνο στο οπλοστάσιο τη Γαλλία. Μα πώ ελπίζουν να κρατήσουν ένα τέτοιο μυστικό. Κάποτε το κατήχε μόνο ένα, ο Βασιλιά. Τώρα το ξέρουν αρκετοί ακόμα και αν δεν υπολογίσουμε τη συμμορία του Λουπέν. Αν μπορούσαμε να κερδίσουμε 10 χρόνια, 5 χρόνια σιωπή, αυτά τα 5 χρόνια μπορεί να είναι ισοτηρία. Αλλά, αλλά για να πάρουμε αυτό το κάστρο. Αυτό το μελλοντικό πλωστάσιο θα πρέπει να επιτεθούμε και να διώξουμε το Λουπέν από εκεί. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αθόρυβα. Φυσικά mm. mm. ο κόσμος θα υποψιαστεί κάτι, μα δεν θα μάθει ποτέ. Και εξάλλου δεν χάνουμε να δοκιμάσουμε. Εσύ είναι. Και ποιο είναι το σχέδιό σας. Νάτο. Και με δύο λόγια. Πρώτα πρώτα δεν είστε ο Ισίδρος Μποτραλέ. και ούτε γίνεται λόγο για τον Αρσέν Λουπέν. Είστε και θα παραμείνετε ένα έτρετα. Που πηγαίνοντα βόλτα, είδατε κάποιου να βγαίνουν από μια υπόγεια διάβαση. Και υποθέσατε πω υπάρχει μια σκάλα που κατεβαίνει κατά κόρυφα του βράχου, Έτσι δεν είναι Ναι, υπάρχουν πολλέ τέτοιε σκάλε κατά μήκο τη ακτή. Ναι, εδώ δίπλα μου, όπω είπαν, βρίσκεται η σκάλα του κυρέ, που την ξέρουν όλοι οι κολλημμύθε. Και δεν αναφέρω τρία ή τέσσερα τούνελ που χρησιμοποιούν οι ψαράτες Επομένω θα οδηγήσετε εμένα και του μισού από του άντρε μου. Θα μπω μόνο μου ή με αυτό θα πρέπει να το σκεφτώ. Το βέβαιο πάντω είναι ότι πρέπει να επιτεθούμε στη βελόνα. Αν ο Λουπέν λείπει, θα στήσουμε μια παγίδα και αργά ή γρήγορα θα το ζακώσουμε. Αν πάλι είναι μέσα. Αν είναι μέσα, κύριε Γκανιμάρ, θα το σκάσει από το πίσω μέρο τη βελόνα που βλέπει στο πέλαγο. Σε αυτή την περίπτωση θα το σταματήσουν οι υπόλοιποι άντρε μου. <laughs> ναι, αλλά αν όπω υποθέτω έχετε διαλέξει τη στιγμή τη άμποτη, όταν είναι εξεσκέπαστη η βάση τη βελόνα, το κυνήγι θα γίνει στη δημόσια θέα. Θα είναι μπροστά όλοι οι που μαζεύουν γαρίδε, μύρια και κοχύλια στου γύρου βράχου. Γι' αυτό ακριβώ θα επιθεθώ την ώρα τη παλήρεια. Τότε θα το σκάσει με βάρκα από τη θάλασσα. Mm, και όπω εγώ θα έχω μια του γίνε βάρκες στην περιοχή, θα τον μαζέψουν οι ανθρωποί μου. Αν δεν ξεγλιστήσει ένα μέσα από τι βάρκε, Αν ψάρι μέσα από τα δίχτυα. Έστω. Μα τότε θα τον βυθίσω. Μπράβο. Έχετε λοιπόν κανόνια. <laughs> Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα τορπιλικό στη χαύρη Μου αρκεί να κάνω ένα τηλεφώνημα για να βρίσκετε κοντά στην βελόνα την ώρα που θα ορίσω εγώ. Ο Λουπέν πρέπει να είναι περήφανο. Ένα τορπιλικό. Ελάτε, ελάτε κύριε Γκανιμάρα. Βλέπω yeah. πως θα έχετε προβλέψει όλα. Δεν μένει παρά να ξεκινήσετε. Πότε θα σημάνει η επίθεση. Αύριο. Το βράδυ. Μέρα μεσημέρι. Την ώρα που ανεβαίνει η παλήρεια. Ακριβώ στι 10. Έξω. Στι 10 παρατέταρτο, με μια συνοδεία από 12 γεροδεμένα παλικάρια, συνάντησε τον σίδερο κάτω στο μονοπάτι που ανέβαινε στο βράχο. Στι 10 ακριβώ, έφτασαν στον τοίχο με το Σταυρό. Είχε έρθει η αποφασιστική στιγμή. Μα τι έχει λοιπόν, Μποτραλέ, είσαι λιγάκι πράσινος Δεν βλέπετε τα χάλια σα, κύριε Γκανιμάρ. Θα νόμιζε κανεί πω έφτασε η τελευταία σα ώρα. Κάθισαν και ο Γκανιμάρ ήπια μερικέ γουλιέ ρούμι. Δεν είναι πού να πάρει οργή αλλά που να πάρει οργή με συγκινημένο. Κάθε φορά που ετοιμάζομαι να τον αρπάξω, μου δένεται κόμπο στο μάχη. Λίγο Όχι. Και αν μου μείνετε στο δρόμο? Τότε θα πρέπει να είμαι νεκρό. <laughs> Τέλο πάντων, θα δούμε. Και τώρα ανοίξτε. Δεν υπάρχει φόβο να μαζευτούν. Ε, όχι, όχι. Η βελόνα είναι πιο χαμηλή από το βράχο και εξάλλου είμαστε σε ένα βαθύλωμα του εδάφου. Ο Μποτρλέ πλησίασε στον τοίχο και πίεσε το τούβλο. Ακούστηκε πάλι ο θόρυβο του μηχανισμού και φάνηκε η είσοδος τη σύραγγα. Άραψαν τα φανάρια του και είδαν έναν θολωτό διάδρομο με μια επένδυση από τούβλα σε όλη την επιφάνειά του. Περπάτησαν για λίγο και έφτασαν μπροστά σε μια σκάλα. Ο Μποταλέ μέτρησε 45 σκαλιά. Σκαλιά από τούβλα που τα είχε φθείρει η χρήση. Στο διάβολο! Πλαστίμψε ο Γκανιμάρ που πήγαινε μπροστά και που είχε σταματήσει ξαφνικά σαν να συνάντησε κάποιο εμπόδιο. Τι συμβαίνει. Μια πόρτα. <Του> Δεν θα είναι εύκολο να την κρεμίσουμε. Είναι από συμπαγέ σίδερο. Είμαστε χαμένοι. Δεν έχει ούτε κλειδαριά. Αυτό ακριβώ μου δίνει ελπίδες Και γιατί, μια πόρτα είναι φτιαγμένη για να ανοίγει. Και για να μην έχει κλειδαριά, τούτη εδώ, αυτό σημαίνει πω θα υπάρχει κάποιο μυστικό τρόπο για να ανοίγει. Και το θα γνωρίζουμε τον τρόπο αυτό, θα το μάθουμε. Πώ μελετώντα το έγγραφο. Η τέταρτη σειρά έχει γραφτεί για να λύνει τι δυσκολίε που θα παρουσιαστούν. Και η λύση πρέπει να είναι σχετικά εύκολη, αφού γραφτεί για να βοηθήσει και όχι για να μπερδέψει αυτού που ψάχνουν. Σχετικά εύκολη. Δεν έχω όμω την ίδια γνώμη. Ο αριθμό 44 και ένα τρίγωνο με μια γωνία, Σημειωμένη με μια τελεία, δεν είναι μάλλον σκοτεινά. Μα όχι, όχι. Για έξεταστε την πόρτα. Θα δείτε πω οι τέσσερι γωνίε τη είναι ενισχυμένε με σιδερένε πλάκε σε σχήμα τριγώνου. Και οι πλάκε αυτέ είναι στερεωμένε με χοντρά καρφιά. Α πάρουμε την κάτω αριστερή πλάκα. Πιέστε το καρφί που είναι στη γωνία. Έχουμε 9 πιθανότητε στι 10 να πετύχουμε. Πέσατε στη δεκάτη πιθανότητα. Τότε ο αριθμό 44 θα πρέπει να σημαίνει. Για να δούμε. Ο Γκανιμάρ και εγώ στεκόμαστε και οι δύο στο τελευταίο σκαλί τη κάλα. Έχουμε 45 σκαλοπάτια. Μα γιατί 45 όταν ο αριθμό του εγγράφου είναι 44. Σύμπτωση. Όχι, όχι. Σε αυτή την υπόθεση δεν υπάρχουν συμπτώσει. Τουλάχιστον συμπτώσει. Που δεν έχουν γίνει επίτηδε. Γκανημάρα mm. Έχετε την καλοσύνη να ανεβείτε ένα σκαλί Εντάξει, εντάξει Και τώρα μείνετε σε αυτό το, το 44ο σκαλοπάτι Και γυρίζετε το σιδεράνιο καρφί <ΣΣΣΣ> Πραγματικά η βαλιά πόρτα άνοιξε σιγά σιγά Μπροστά του φάνηκε μια αρκετά μεγάλη σπηλιά Πρέπει να βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από το αχυρό του Φρεφώσε Και συνέχισαν το δρόμο τους mm. Το τούνελ κατέληγε σε μια άλλη σπηλιά Πολύ πιο ευρύχοη Είδαν επέναντί τους τα πρώτα σκαλοπάτια μια σκάλα που ανέβαινε Τώρα αρχίζουμε την ανάβαση της βελόνα. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκείνη τη στιγμή τον φώναξε ένα από τους άντρες του άντρε του. Αγιε! Εδώ στα αριστερά είναι άλλη μια σκάλα. Και σε λίγο ανακάλυψαν και μια τρίτη στα δεξιά. Να πάρει και να σηκώσει. Η κατάσταση μπλέκεται. Αν δεν μπούμε από εδώ, αυτοί θα φύγουν από την άλλη σκάλα. Ασχωριστούμε χωριστούμε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι θα εξασθενήσουν οι δυνάμεις μα. Είναι προτιμότερο να προχωρήσει ένα από μας για αναγνώριση. Αν θέλετε, πάω εγώ. Α είναι. Μπατρολέ, πηγαίνετε. Εγώ θα μείνω με του άντρε μου. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλε ειδέγγε στο βράχο εκτό από εκείνη που ακολουθήσαμε. Και ποιο ξέρει πόσε κάλε ανεβαίνουν στη βελόνα. Το μόνο σίγουρο είναι πω δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία ανάμεσα στη βελόνα και στου βράχου τη ακτή εκτό από το τούνελ. Έτσι θα περνούν αναγκαστικά από αυτή τη σπηλιά. Λοιπόν, θα εγκατασταθώ εδώ μέχρι να γυρίσετε. Πηγαίνετε, Μποτραλέ, και προσεκτικά. Στον παραμικρό κίνδυνο φωνάξτε μα. Ο Ισίδωρος εξεφανίστηκε σβέλτα από τη μεσαία σκάλα Στο τριακοστό σκαλοπάτι τον σταμάτησε μια πόρτα Μια συνηθισμένη ξυλίνη πόρτα Δοκίμασε να γυρίσει το πόμον Η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη Μπήκε σε μια αίθουσα τόσο μεγάλη Ωστε του φάνηκε χαμηλοτάβανη Ακόμα τριάντα σκαλοπάτια Μια πόρτα και μια αίθουσα πιο μικρή όπως φάνηκε στον Πότρολέ Και η σκάλα συνέχιζε πάντα Ακόμα τριάντα σκαλοπάτια Μια πόρτα και μια αίθουσα ακόμα πιο μικρή Πάντα τριάντα σκαλοπάτια ακόμα και μετά άλλη μια πόρτα πιο ελαφριά Με πιο σύγχρονη όψη Την έσπρωξε μαλακά έτοιμος να το σκάσει Κανένας Αλλά η αίθουσα αυτή είχε διαφορετικό προορισμό της προηγούμενης Οι τύχοι ήταν σκεπασμένοι με τα πετσαρίε, το πάτωμα με χαλιά. Στις γωνίες δυο επιβλητικοί μπουφέδες ήταν φορτωμένοι με πολύτιμα χρυσά σερβίτσια Οι στενές και βαθιές χαραμάδες στους τοίχους είχαν διαρρυθμιστεί σε παράθυρα με τζάμια Στο κέντρο του δωματίου ήταν στρωμένο ένα πολυτελέστατο τραπέζι με δαντελένιο τραπεζομάντιλο Με φρουτιέρες, σαμπάνια και λουλούδια, άφθονα λουλούδια Στο τραπέζι ήταν τρία σερβίτσια Αποτελέ πλησίαση. Κάτω από τις πετσέτες υπήρχαν κάρτες με τα ονόματα των συνδετιμών. Διάβασε πρώτα Αρσέν Λουπεν Απέναντί του Κυρία Αρσέν Λουπεν Πήρε την τρίτη κάρτα και του κόπηκε η ανάσα Είχε γραμμένο το δικό του όνομα Η Σίδερος Μποτρέλε Κάποιος παραμέρισε μια κουρτίνα Καλημέρα αγαπητέ μου Μποτρέλε Έχεις τελικά καθυστερημένος το γεύμα ήταν έτοιμο για το μεσημέρι. Τέλο πάντων όμω, για λίγα λεπτά. Μα τι συμβαίνει. Δεν με αναγνωρίζετε. Άλλαξε λοιπόν τόσο. Στο διάστημα τη μάχη του με το Λουπέν, ο Μποτέλα είχε δοκιμάσει πολλέ εκπλήξει και περίμενε να περάσει από αρκετέ συγκινήσει ακόμα πριν φτάσει τη λύση. Αυτή τη φορά όμω, το σοκ ήταν απρόβλεπτο. Δεν ήταν πια ξάφνιασμα. Ήταν κατάπληξη που άγγιζε τη φρίκη. Ο άνθρωπο που ήταν απέναντί του. Ο άνθρωπος που η αδυσόπητη δύναμη των γεγονότων τον ανάγκασε να αντιμετωπίζει σαν τον Αρσέν Λουπέν Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Βαλμεράς Ο Βαλμεράς, ο ιδιοκτήτης του πύργου της Βαλώνας Ο Βαλμεράς που τον βοήθησε εναντίον του Αρσέν Λουπέν Εσείς, εσείς, εσείς είστε λοιπόν γιατί όχι. <laughs> <laughs> Νομίζετε λοιπόν πω ξέρατε την πραγματική μου όψη, επειδή με είδατε με τα χαρακτηριστικά ενό κληρικού ή με την εμφάνιση του κυρίου Μασιμπάν. Αλλήμον. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Όταν διαλέγει κανεί την κοινωνική θέση που κατέχω, πρέπει να χρησιμοποιεί αναγκαστικά διάφορα μέσα για να είναι ευχάριστο. Αν ο Λουπέν δεν μπορούσε να είναι ανάλογα με το κέφι του ποτέ πάστορα τη Αγγλικανική Εκκλησία, ποτέ μέλο τη Ακαδημία των Γραμμάτων, δεν θα ήταν δυνατό να είναι ο Λουπέν. Ο Λουπέν. Ο Λυθινός Λουπέν είναι μπροστά σου, Ποτρελέ Κοιτάξε τον καλά, Ποτρελέ Μα τότε... αν είστε εσεί τότε η σπινή. Ε, ναι, Ποτρελέ, το είπες μόνος Παραμέρισε πάλι την κουρτίνα Έκανε ένα νεύμα και ανήγγιλε Η κυρία Αρσέν Λουπέν Τι κάνετε, Ποτρελέ Η Δεσποινής Δε Σεβερό Όχι, όχι... Η κυρία Αρσέν Λουπέν ή μάλλον η κυρία Λουί Βαλμεράς αν το προτιμάτε. Η νόμιμη σύζυγό μου. Όσο πιο τυπικά νόμιμη γίνεται. Και αυτό χάρη σε εσά, αγαπητέ μου Μποτρελέ. Και του άπλωσε το χέρι. Τις θερμότερε ευχαριστίες μου. Και ελπίζω χωρίς μισή κακή από τη μεριά σας Ναι. Χάρη σε εσά, αγαπητέ φίλε. Ασφαλώς η Ραϊμόντι και εγώ αγαπηθήκαμε από την πρώτη μέρα. Μάλιστα, μικρέ μου. Η απαγωγή τη Ραϊμόντ, η αιχμαλωσία τη. Όλα αυτά ήταν στάχτη στα μάτια. Μα όταν ήμασταν πια ελεύθεροι, ούτε εκείνοι, ούτε πολύ περισσότερο εγώ, δεν θέλησαμε να δεχτούμε να μείνει ο δεσμό μα στο έλεος τη τύχη. Η κατάσταση αυτή ήταν χωρί λύση για τον Λουπέν. Αλλά δεν ήταν πια αν ξαναγινόμουν ο Λουί Βαλμερά. Αυτό που είμαι από παιδί. Τότε λοιπόν, αφού δεν θέλατε να εγκαταλείψετε την υπόθεση αυτή, και αφού ανακαλύψατε τον πύργο τη Βελώνα, σκέφτηκα να εκμεταλλευτώ το πείσμα σα. Και τη βλακή εμπά. <laughs> δεν θα άπευτε στην παγίδα. Έτσι μπορέσατε να πετύχετε με τη βοήθειά μου και επειδή σα Φυσικά. Πώ θα μπορούσε κανεί να υποψιαστεί πω ο Βαλμερά είναι ο Λουπέν από τη στιγμή που ο Βαλμερά ήταν ο φίλο του Ποτρελέ και αφού ο Βαλμερά πήρε από τον Λουπέν αυτή που αγαπούσε ο Λουπέν. Μα ήταν έξοχα. Έξοχα. Έχω τι ωραιότερε αναμνήσει. <laughs> Θυμάστε το βράδυ του περίφημου συμποσίου σα, όταν σχεδόν υποθυμήσατε στην αγκαλιά μου. <laughs> τι ωραίε αναμνήσει. Μια κίνηση τη γυναίκα του τον διέκοψε. Φαινόταν πολύ ταραγμένη. Χα! Θόρυβο! από κάτω, δεν ακούτε! Είναι ο παφλασμό των κυμάτων. <laughs> μα όχι! Τον ξέρω τον θόρυβο των κυμάτων, μα είναι κάτι άλλο. Μα τι θέλετε να είναι, αγαπητή μου. Κάλεσα μόνο τον ποτρελέ για γεύμα. Και γύρισε στον υπηρετή Σαρολέ, Σα ρολέ! Έκλεισε τι πόρτε τη κάλα πίσω από τον κύριο. Ναι, κέβαλα τι σαμπάρε. Ο Λουπέν σηκώθηκε. Ελάτε, Ραϊμόν. Ελάτε, μην τρέμετε έτσι. Μα είστε κατάχρωμοι. Τη είπε κάτι με χαμηλή φωνή, μίλησε μετά με τον υπηρέτη, σήκωσε το παραπέτασμα και του οδήγησε έξω. Κάτω, ο γινόταν πιο συγκεκριμένο. Ήταν βαριά και υπόκοφα χτυπήματα που επαναλαμβάνονταν ρυθμικά. Οπότε δεν σκέφτηκε. Ο Κανιμάρα έχασε την υπομονή του και γκρεμίζει τι πόρτε. Πολύ ήρεμος, σαν να μην είχε ακούσει πραγματικά τίποτα, ο Λουπεν συνέχισε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι χάλια ήταν η βελόνα όταν κατάφερα να την ανακαλύψω. Ήταν φανερό πω κανεί εδώ και έναν αιώνα δεν είχε χρησιμοποιήσει το μυστικό μετά το Λεοδοβίκο τον 16ο και την Επανάσταση. Η Σύραγγα ήταν έτοιμη να γκρεμιστεί. Τα σκαλοπάτια είχαν γίνει σκόνη, το νερό έτρεχε παντού. Έπρεπε να κάνω υποστηλώσει, να ξαναχτίσω. Ο Μπότριλε δεν κρατήθηκε να μην ρωτήσει. Όταν μπήκατε ήταν άδεια. Mm. Περίπου. Η βασιλιάδε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσαν τη βελόνα σαν αποθήκη όπω έκανα εγώ. Σαν καταφύγιο λοιπόν. Ναι. Το καιρό ήταν επιδρόμων χωρίς αμφιβολία Όπως και τον καιρό των εμφυλίων πολέμων Αλλά ο πραγματικός της προορισμός ήταν να χρησιμεύει ε, Πώς να το πω Σαν θησαυροφυλάκιο των βασιλέων της Γαλλίας Ο θόρυβος ξανακούστηκε λιγότερο υπόκοφος τώρα Ο Γκανιμάρ θα είχε τρεμίσει την πρώτη πόρτα Και τον απασχολούσε τώρα η δεύτερη Μια σιωπή και μετά άλλα χτυπήματα πιο κοντά ακόμα ήταν η τρίτη πόρτα Έμεναν άλλες δύο Από ένα παράθυρο Ο Μποτρλέ είδε τι βάρκε Που περιτριγύριζαν τη δελώνα Και λίγο πιο πέρα Το τορπιλικό που έπλεε Σαν μεγάλο μαύρο ψάρι Τη φασαρία Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε πια Ας ανεβούμε αν θέλεις Ίσως να συνδιαφέρει Να επισκεφθείς τη δελώνα Ανέβηκαν στο επόμενο πάτωμα Και ο Λουπεν έκλεισε προσεκτικά την πόρτα πίσω του ή πινακοθήκη μου. Ωραίε αντιγραφέ. Επιτοκίμασε ο Μπότερλεϊ. Ο Λουπέν τον κοίταξε κατάπληκτο. Τι? Αντιγραφέ. Δεν θα σε καλά. Οι αντιγραφέ είναι στη Μαδρίτη, αγαπητέ μου, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στο Μόναχο, στο Άμστερνταμ. Τότε αυτά εδώ. Οι αυθεντικοί πίνακε που του μάζεψα υπομονετικά από όλα τα ευρωπαϊκά μουσεία, όπου του αντικατέστησα αξιοπρεπώ με καταπληκτικέ απομιμήσει. Τα χτυπήματα εξακολουθούσαν αντίχως στα κουφώματα της Βερλώνας Ο oh, μα δεν υποφαίνεται πια Ας ανέβουμε πιο πάνω Ακόμα μια σκάλα, μια ακόμα πόρτα Η αίθουσα με τις ταπετσαρίες Δεν ήταν κρεμασμένες, αλλά τυλιγμένες και δεμένες η κάθε μια με την ετικέτα της Ο Λουπέν ξεδίπρωσε μερικά δέματα με παλιά υφάσματα που βρίσκονταν ανάμεσά του υπέροχα μπροκάρ, βελούδα, μεταξωτά, μαλακά, εξωθεριασμένες αποχρώσεις, πορφύρες, υφάσματα με χρυσό και ασύνη. Ανέβηκαν κι άλλο, και ο Ποτελέ είδε την αίθουσα με τα ρολόγια για τα ηκρεμή, τη βιβλιοθήκη, με τους πολύτιμους τόμους, μοναδικά ανεκτύπα, κλεμμένα από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, την αίθουσα των κοψιωτεχνημάτων. Και κάθε φορά η αίθουσα νίκρινε, και κάθε φορά ο από τα χτυπήματα ο Γκανημά έχανε έδαφο. Η τελευταία Η αίθουσα του θησαυρού Αυτή εδώ ήταν εντελώς διαφορετική Στρογγυλή όπως και οι άλλες Αλλά πολύ ψηλή Το κονικό της σχήμα έδειχνε πως βρισκόταν στην κορφή του βράχου Και το πάτωμά τη έπρεπε να απέχει 10 με 20 μέτρα από τη μύτη της βελόνας Η αίθουσα φωτιζόταν από δυο πολύ μεγάλα παράθυρα που έβλεπαν στο πέλαγος Το πάτωμα ήταν από σπάνιο ξύλο με ομόκεντρα σχέδια Τα μόνα πράγματα στο δωμάτιο ήταν βιτρίνες στου τοίχους και μερικοί πίνακες Τα μαργαριτάρια της συλλογή μου Όσα είδες μέχρι τώρα είναι για πούλημα Άλλα πράγματα έρχονται, αλλά φεύγουν έτσι είναι το επάγγελμα Αλλά ό,τι βλέπει εδώ είναι ιερό Όλα είναι υψηλή διαλογής Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει Ανεκτήμητα. Δε σε αυτά τα κοσμήματα ποτρελέ, φυλακτά των Χαλδαίων, Αιγυπτιακά περιδέρια, Κελτικά βραχιόνια, Αραβικέ αλυσίδε, mm. δε αυτά τα αγκαλματάκια ποτρελέ, αυτή την ελληνική Αφροδίτη, αυτόν τον Απόλλωνα τη Κορίνθου, δε σε αυτέ τι τα αγραίε όλε οι πραγματικέ τα αγραίε είναι εδώ. Εκτό από τη βιτρίνα αυτή, δεν υπάρχει ούτε μία αυθεντική σε όλο τον κόσμο. Θυμάσαι του κλέφτε των εκκλησιών στον Νότο, Μποτρελέ. Τη συμμορία του τομάς. <laughs> Ω, ήταν δικοί μου άνθρωποι Ε, λοιπόν, να η αυθεντική λιψανοθήκη Του Αμπαζάκ, Ποτρελέ Θυμάστε το σκάνδαλο του Λούβρου Τη τιάρα που βρέθηκε που είναι ψεύτηκε Κατασκέφασμα κάποιου σύγχρονου Να η αυθεντική τιάρα Του Σαϊταφέρνη, Ποτρελέ Κοίτα, κοίτα καλά, Ποτρελέ Και τώρα, να Να το θαύμα των θαυμάτων Το ύψιστο έργο Η σκέψη θεού. Να, η Τζοκόντα του Ντα Βίντσι, η αληθινή Στα γόνατα από τρελέ, στα γόνατα Η πεκτουσία της γυναίκας είναι μπροστά σου Στα γόνατα <Κι> Έπεσε μία σιωτή ανάμεσά τους <Κι> το Κάτω τα χτυπήματα πλησίαζαν Δύο ή τρεις πόρτες, όχι περισσότερες Τους χώριζαν από τον κάνιμα. Το πέλαγο φαινόταν η μαύρη ράχη του τορπιλικού και οι βάρκε που έκαναν περιπολία. Ο νέο ρώτησε. Και ο θησαυρό. <χω>, μικρέ. Αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο. Ε? Όλα αυτά τα ριστουργήματα τη παγκόσμια τέχνη δεν αξίζουν μπροστά στην περιέργειά σου να δει το θησαυρό. Και το πλήθο θα είναι σαν και σένα. Α είναι. Θα σε ικανοποιήσω. Χτύψε δυνατά το πόδι του κάτω σε ένα από τα κυκλικά σχέδια του πατώματο. Που ταλαντεύτηκε και άνοιξε σαν καπάκι Φάνηκε ένα είδο τρογγυλού κάδου σκαμμένου στο βράχο Ήταν άδειο. Επανέλαβε τον ίδιο χειρισμό λίγο πιο κάτω Φάνηκε άλλος ένας κάδος, άδειο και αυτός Πίεσε τρεις κύκλου ακόμα Αλλά οι τρεις κάδοι που έκρυβαν ήταν άδειοι Τι απογοήτευση ε! Επιλουδοβίκο του 1ου επίκου του 4ου. Επισέρα οι πενταυτήδη έπρεπε να ήταν γεμάτη. Α σκέψου το λοδοβικό το 14ου. Την τρέλα των βερών, του πολέμου, τη μεγάλε καταστροφέ τη Βασιλία του. Και σκέψου το λοδοβικό το 15ο, τον άσο Βασιλιά, την Παντού, τη, την παρή, ε, τι τη θα χαβάει τότε. Με την γαμψάνια θα πρέπει να έσκαβαν το βράχο. Βλέπει, δεν άφησαν τίποτε. Και όμω ποτέλε. Κάτι μένει ακόμα. Η έκτη κρυψώνα. Άθλια αυτοί αυτή εδώ. Κανένα από αυτού δεν τόλμησε να την αγγίξει ποτέ. Ήταν η τελευταία επικουρία. Η ασφαλιστική δικλίδα. Κοίτα από τρελαίει. Κύψε και σήκωσε το καπάκι Φάνηκε ένα σιδερένιο κυβότιο μέσα στον κάβδο Ο Λουπεν έβγαλε από την τσέπη του ένα περίπλοκο κλειδί και το άνοιξε Και ήταν εκθαμβωτικό να αντικρίζει κανείς την ακτινοβολία των πολύτιμων λίθων Τα χρώματα που λαμπίδιζαν Το βαθύ γαλάζιο των ζαφυριών Τη φωτιά των ρουμπινιών Το πράσινο των σμαραγδιών Τα τοπάζια που έμοιαζαν με μικρού ήλιου. Κοίτα τα μικρά μου, ποτρελέ, καταβρώχθησαν όλα τα χρυσάκια σημαίνει νομίσματα Όλα τα σκούδα, τα δουκάτα, τα δουβλόνια, αλλά τα κυβότια των πολύτιμων λίθων. Είναι άδεικτα. Κοίταξε τα δεσίματα όλων των εποχών, όλων των αιώνων, όλων των χωρών. Η πρίκα από όλε τι βασίλισσε είναι εδώ. Η κάθε μια έφερνε το μεριδιό της Η Μαργαρίτα της Κωτίας Η Καρλώτα της Αβοίας Η Μαρία της Αγγλίας Η Κατερίνη των Μεδίκων Κι όλες οι αρχιδούκησες της Αυστρίας Η Ελεονόρα, η Ελισάβετ, η Μαρία Τερέζα Η Μαρία Τουανέτα Δες, δες αυτά τα μαργαριτάρια ποτρέλε Και Κι αυτά τα διαμάντια Το μέγεθός τους Από όλα τους είναι αντάξια μιας αυτοκράτηρα. Το βασιλικό διαμάντι ρεζάν της γαλλικής κ Σηκώθηκε και άπλωσε το χέρι σαν να έπαιρνε όργο Μποτρελέ Θα διακυρίξεις τον κόσμο πως ο Λουπέν Δεν πήρε ούτε μία από τις πέτρες που βρίσκονται στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο Ούτε μία Το ορκίζουμε στη τιμή μου Δεν είχα το δικαίωμα Μποτρελέ Ήταν η περιουσία της Γαλλίας Αφήματα που αντυχούσαν, καταλάβανε κανεί εύκολα πω είχε φτάσει στην πρώτα-λευταία πόρτα τη αίθουσα των κόξω τεχνημάτων. Α αφήσουμε ανοιχτό το θησαυροφυλάκιο και όλου του κάδου. Αυτού του μικρού άδειου τάφου. Έκανε το γύρο του δωματίου, σταμάτησε σε μερικέ βιτρίνε, παρατήρησε του πίνακε και είπε σκεφτικά: Πόσο θλιβερό είναι να εγκαταλείπει κανεί όλα αυτά. Είναι ασπαρακτικό. Σιωρότερε ώρες τη ζωή μου τις πέρασα εδώ, Μόνος μου, με τα πράγματα που αγαπούσα. Και δεν θα τα δω, δεν θα τα αγγίξω ποτέ πια. Το συσπασμένο του πρόσωπο είχε μια τέτοια έκφραση κούραση που ο Μποτρλέ αισθάνθηκε έναν ακαθόριστο ύκτο. Σε αυτόν τον άνθρωπο, ο πόνος έπαιρνε μεγαλύτερε διαστάσεις από ότι συσάλους άλλου, όπω και η χαρά, η υπερηφάνεια και η ταπείνωση. Ήταν... Ήταν κοντά στο παράθυρο Τώρα και έλεγε δείχνοντας τον ορίζοντα Και αυτό που με περισσότερο Είναι αυτά όλα Όλα αυτά που πρέπει να αποχωριστώ <laughs> Δεν είναι ωραίο πέραν απέραντη θάλασσα Ο ουρανός Δεξιά και αριστερά η βράχη Του ετρετά Με τις τρεις πόρτες τους Την κάτω πόρτα Την πάνω πόρτα Την μανεπόρτα τι αψίδες τριάνδου για τον κυρίαρχο. Και ο κυρίαρχο ήμουν εγώ. Εγώ. Ο βασιλιά τη περιπέτεια. Ο βασιλιά τη κούφια βελόνα. Βασιλιά παράξενο και υπερφυσικό. Από τον Κιάσαρα στον Λουπέν. <laughs> Τι πεπρωμένο κι αυτό, ε. <laughs> βασιλιά του παραμυθιού. Και γιατί μόνο αυτό. Α πούμε πω είμαι και βασιλιά του Ιβετό. Σα κλαμάρε. Βασιλιά του κόσμου. Να ποια η αλήθεια. Από αυτή την κορυφή τη Βελώνα κυριαρχούσα το Σύπαν. Το κρατούσα στη χούφτα μου. Ήταν η λύα μου. Ανασήκωσα την διάρα του Σαϊταφέρνη Μποτρελέ. Βλέπει. Βλέπει. Αυτή τη διπλή τηλεφωνική γραμμή. Ε, δεξιά είναι η σύνδεση με το Παρίσι. Με ειδική γραμμή. Αριστερά με το Λονδίνο. Με ειδική γραμμή. Από το Λονδίνο συνδέομαι με την Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία. Σε όλε αυτές τις χώρες έχω υποκαταστήματα, εμπορικούς πράκτορες ανθρώπους που μου προμηθεύουν πελατεία. Είναι η διεθνή συναλλαγή. Είναι η μεγάλη αγοραστική πίστα της τέχνης και των αρχαιοτήτων. Το παγκόσμιο πασάρι. <laughs> Ποτρελέ. Έρχονται στιγμές που η ισχύ μου... με χτυπάει στο κεφάλι. Με θάω. Με θάω από τη δύναμη και την εξουσία μου. Η κάτω πόρτα υποχώρησε Άκουσαν τον Κανιμάρ και τους άντρες του να τρέχουν και να ψάχνουν Ο Λουπέ συνέχισε με χαμηλή φωνή Και να πω όλα τέλειωσαν Τέλειωσαν Μια κοπελίτσα πέρασε με ξανθά μαλλιά Με ωραία θλιμμένα μάτια Και τι μία ψυχή, ναι Τί μία Και όλα τέλειωσαν Και εγώ ο ίδιο γκρεμίζω τούτο το καταπληκτικό οικοδόμημα. Και όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται παράλογα και ασήμαντα. Το μόνο που έχει σημασία πια είναι ε, τα μαλλιά της τα θλιμμένα της μάτια και η τίμια ψυχή τη. Οι αστυνομικοί ανέβαιναν τη σκάλα. Ένα χτύπημα τράνταξε την τελευταία πόρτα. Ο Λουπέν άρπαξε απότομα τον πράτσο του νέου. Καταλαβαίνει τώρα, Μποτρελέ, γιατί σου άφησε ελεύθερο το πεδίο ενώ θα μπορούσα να σε είχα συντρίψει πολύ νωρίτερα. Καταλαβαίνει γιατί κατάφερε να φτάσεις ως εδώ. Καταλαβαίνει γιατί έδωσα σε καθέναν από τους άνδρες μου το μερίδιό τους από τα λάθηρα και γιατί του συνάντησες την περασμένη νύχτα στην ακτή. Το κατάλαβε έτσι δεν είναι. Η κούφια βελόνα αποτρελέε. Η κούφια βελόνα ειναι η περιπέτεια. Όσο μου ανήκει παραμένω τη Όταν θα μου την πάρουν, θα μου αποσπάσουν όλο μου το παρελθόν. Και αρχίζει τώρα το μέλλον. Ένα μέλλον γαλήνης και ευτυχίας. Τότε... Τότε δεν θα κοκκινίζω πια. Όταν θα με κοιτάζει Ραϊμοντ. Και αυτό το μέλλον... <ΣΣΣ> Σκάσετε, λοιπόν. <ΣΣΣ> Σκάσετε, καρυμά. Δεν τέλειωσα ακόμα το μονολογό μου. Τι πλήματα δυνάμωναν. Θα λέγαγε κανεί προσεκτικό αν την πόρτα με ένα το κάνει. Ο Μποτρελέ στεκόταν απέναντι από τον Λουπέν και περίμενε. αλλά Αλαφιασμένο από περιέργεια στη συνέχεια των γεγονότων. Δεν είχε καταλάβει ακόμα τι είχε σκεφτεί να κάνει ο Λουπέν. Παράδειδε τη βελόνα, έστω, αλλά γιατί να παραδοθεί και ο ίδιο, Ποιο ήταν το σχέδιό του, Υπολόγιζε να ξεφύγει από τον Κανιμάρ, Και πού ήταν η Ραϊμόν. Ο Λουπέν συνέχιζε να ψυχθρίζει σκεφτικό. Τίμιος, Τίμιος, Βαρσέν Λουπέν, Τίμιος. Δεν κλέβει πια ζει όπως όλος ο κόσμος. Και γιατί όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πετύχω εξίσου και σ'αυτό. Απάν, άσε με επιτέλους, ίσικο καλυβάρου. Δεν ξέρετε λίγο πλάκα από αυτή τη στιγμή. Αυτά τα λόγια μου μένουν στην ιστορία και όπως από τρελέτα σημειώνει για τα επόμενα μα! Έβαλε τα γήνα. Ε, Χάνα τον καιρό μου. Ο Γκανιμάρ δεν θα αντιληφθει ποτέ τη χρησιμότητα των ιστορικών μου λόγων. Πήρε ένα κομμάτι κόκκινη τιμωλία, ανέβηκε σε ένα σκάμνι και έγραψε με μεγάλα γράμματα στον τοίχο. Ο Αρσέν Λουπέν, κληροδοτή στη Γαλλία όλο το θησαυρό της κουφιάς Βελόνας. Με ένα μόνο όρο. Ο θησαυρό αυτός να μεταφερθεί στο μουσείο του Λούβρου σε αίθουσε που θα ονομαστούν αίθουσες Αρσέν Λουπέν. Και τώρα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Η Γαλλία και εγώ Είμαστε πασί. Έξω κτυπούσανε όλους τους τη δύναμη. Ένα κομμάτι της πόρτας έσπασε και φάνει και ένα χέρι που έψαχνε την πιδαριά. Γιάβολε. Ο Γκανιμάρ είναι ικανός να πετύχει για μία φορά το σκοπό του. Όρμησε στην πόρτα και πήρε το κλειδί. Χτυπώ όσο θες φίλε μου, η πόρτα αυτή είναι στέρεη. Έχω όλο το καιρό. Ποτρελέ, σ' αποχαιρετώ και ευχαριστώ. Γιατί στα αλήθεια θα μπορούσες να μου δυσκολέψει τα πράγματα, αλλά εσύ έχεις λεπτους τρόπους. Κατευθύνθηκε προς ένα μεγάλο τρίπτυχο του Βάντερ Βέιντεν με τους τρεις μάγους. Δίπλωσε ένα μεγάλο πλαϊνό φύλλο και ξεσκέπασε μια μικρή πόρτα. Είπε με το χέρι στο Πόμολο. Χα, καλοκυνή γιγάνημα! Ό,τι επιθυμείς. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός που τον έγανε να επιδείξει πίσω. <Τι> Αλήτη. Σημαντεύεις κατάκαρδα. Έχεις πάρει λοιπόν μαθήματα. Α, πάει ο ένας μάγος. Τον χτύψες στην καρδιά, τον έσπασες. Πάρε εδώ, Σουλιπάν. <Τι> Πάρε εδώ, ο Γανιμάρ. Με μάτια που έλαμπαν και το περίστροφο στο χέρι. Πάρε εδώ, <Τι> Α, μα η φρουρά δεν παραδείτε ποτέ. Αν κουληθείς να <Ελα> Έλα τώρα, δεν μπορείς να με πετύχεις από εκεί! πραγματικά Ο Λουπέν είχε μετακινηθεί λίγο και ο Γκανιμάρ μπορούσε να πυροβολήσει ίσια μπροστά του από το σπασμένο φύλο της πόρτας αλλά δεν μπορούσε να πυροβολήσει και πολύ περισσότερο να σκοπεύσει προ τη μεριά που βρισκόταν τώρα ο Λουπέν. <Ρι έβαλες> Η θέση του Λουπέν δεν ήταν όμως λιγότερο δύσκολη. Γιατί η έξοδο που σκόπευε να χρησιμοποιήσει η μικρή πόρτα του τριπτείχου βρισκόταν απέναντι στον κανημά. Το να δοκιμάσει να ξεφύγει σήμερα να εκτεθεί στους πυροβολισμούς του αστυνομικού που στο πλήστο φώτου του έμεναν ακόμα πέντε σφαίρε. Στην οργή, οι μετοχές μου πέφτουν. Καλά, <ΣΝΟΥ> αλλά <να πάθεις, ΣΡΟΥ> καημένε μου Λουπέλ <ΣΡΟΥ> Θέλεις να κάνει για τελευταία φορά τη φιγούρα σου και το παρατράβησε στο σκύφι. Α, <ΣΡΟΥ> <ΣΡΟΥ> <ΣΡΟΥ> <ΣΡΟΥ> oh, δεν έπρεπε να φλιαρίσει τόσο, αγαπημένο Λουπέλ Κόλλησε στον τοίχο. Ένα κομμάτι τη πόρτα είχε υποχωρήσει από τα χτυπήματα των αστυνομικών. Και ο Κανιμάρ είχε έτσι μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Όχι παραπάνω από τρία μέτρα χώρισαν του δύο αντιπάλου. Αλλά τον Λουπέν τον καλύπτει βετρίνα από χρυσόμενο ξύλο. Βοηθήστε, άμα, λοιπόν, τον, λοιπόν, ότι Άρα. Άρα. Ο Ισίδωρος δεν είχε σαλέψει τότε. Έμενε θεατής, αμέτωχος Που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον Ένα ακαθόριστο συνέστημα Τον εμπόδιζε να παρει στη μάχη Και να επιτεθεί στον Λουπέν Που βρισκόταν στο έλεος του Το κάλεσμα του Γκανιμάρ τον ξύπνησε Έσφιξε τη λαβή του περιστρόφου του Αν πάρω μέρος. Ο Λουπέν είναι χαμένο και έχω κάθε δικαίωμα. Είναι το καθήκον μου. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Το βλέμμα του Λουπέν ήταν γαλήνιο, προσεκτικό, σχεδόν ερωτηματικό. Σαν ακόμα και μπροστά στον έσχατο κίνδυνο που τον απειλούσε, το μόνο που τον ενδιαφέρε να ήταν το ηθικό πρόβλημα που βασάνιζε τον νέο. Ο Ισίδωρος θα αποφάσιζε να δώσει τη χαριστική βολή στον νικημένο εχθρό του Ο Ισίδωρος ύψωσε το περίστροφο του Αυτά που συνέβησαν μετά έγιναν τόσο γρήγορα που τα συνειδητοποίησε όταν πια είχαν περάσει. Είδε τον Λουπέν σκύρι να τρέχει κατά μήκο του τείχου, να περνάει ξεστά στην πόρτα κάτω από το όπλο που μάταια προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει ο, ο Γκανιμάρ, και ξαφνικά αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να τον ρίχνει κάτω και να τον σηκώνει αμέσω μετά στον αέρα. Ο Λουπέν τον κρατούσε ψηλά, σαν ζωντανία σπίδα που τον κάλυπτε. Στοιχηματίζω ένα προ δέκα. Πω θα ξεφύγω ο καημά! Πάντα κάπως θα καταφέρνει ο Λουφέτ. Οπισθοχωρούσε γρήγορα προ το τρίπτυχο. Με το ένα χέρι κρατούσε τον ποταλέ σφιχτά στο στήθο του και με το άλλο άνοιξε τη μυστική είσοδο και την έκλεισε πίσω του. Είχε σωθεί. Κατέβηκε γρήγορα τα σκαλιά που την οδηγούσε στην έξοδο. Επρόσ! Ο στρατό τη ξηρά νικήθηκε. Α ασχοληθούμε τώρα με τον γαλλικό στόλο. Μετά το πατερλό, το τραφάνταρ. Θα διασκεδάσεις μικρέ, ε. τι βλάκες, πάνε το τρίπτυχο τώρα, πολύ αγαπώ παιδιά Μα τρέχα λοιπόν, τρέχα από τραλέ, τρέχα Η σκάλα ήταν σκαμένη στην εξωτερική πλευρά της βελόνας γερνούσε σας σπίδα από την πυραμίδα Κατρακύρισαν δυο δυο τα σκαλιά, ο ένας πολυμένος τον άλλον Πού και πού έπεφτε λίγο φως από μια χαραμάδα Και ο Ισίδωρος έβλεπε τις ψαρόβαρκες Και μια δεκαριά μέτρα πιο εκεί Και το μαύρο τορπιλικό. Συνέχισαν να κατεβαίνουν Ο Ισίδωρος πάντα σιωπηλός Και ο Λουπέν το ίδιο ζωηρός Πολύ θα ήθελα να ξέρω τι κάνει ο Γκανημά Κατεβαίνει άραγε από τις άλλες σκάλες Για να μα κόψει την είσοδο του τούνελ Όχι δεν είναι τόσο πουτός Θάψε τέσσερις άντρε εκεί Και τέσσερις άντρε <συμίλωση> είναι αρκετοί <συμίλωση> Ακού, <συμίλωση> ακού Ακφωνάζουν εκεί πάνω, <συμίλωση> αυτό θα είναι Θάνησαν τον παράδυλο και θα καλούνε το στόλο τους <συμίλωση> Κοίτα, αυτοί που είναι στις βάρκε κάνουν σινιάλα <συμίλωση> Το τορπιλικό ξεκίνησε Γενναίο τορπιλικό Τώρα γνωρίζω, έρχεται από τη Χάβρη, Κανονιέρηδες στη θέση σας Να κι ο Καλημέρα, δικέτρουεν Έβγαλε το χέρι του από ένα παράθυρο Και κούνησε το μαντήλι του Μετά Συνέχισε το δρόμο του Ο εθνικός στόλος πλησιάζει κοπηλατώντας Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την έφοδο; <laughs> Πατρελέ, μα είναι πολύ διασκεδαστικό Από πάνω τους ακούστηκε θόρυβος Εκείνη τη στιγμή Πλησίαζαν στη στάθμη τη θάλασσα και έφταναν σε μια μεγάλη σπηλιά, όπου μέσα στο σκοτάδι έβλεπαν δύο φανάρια να πηγαινοέρχονται. Μια σκιά εμφανίστηκε ξαφνικά και η Ραϊμον έπεσε στην αγκαλιά του Λουπέν. Γρήγορα, γρήγορα ανησυχούσα, μα τι κάνατε, δεν είστε μόνο. Όχι, είναι ο φίλο μα, ο Ποτρελέ. Σκέψου, σκέψου πω ο φίλο μα, Ποτρελέ, είχε τη λεπτότητα να. Α το σταθεί αργότερα, δεν έχουμε καιρό τώρα. Σαρόλε! Ξαρολέ, είσαι εδώ. Ο, τώρα, καλά. Yeah. καλά, καλά, Και το πλοίο, ο το πλοίο απάντησε. είναι έτοιμο. Ωραία. Άραψα λοιπόν. Σε λίγο ακούστηκε ο θόρυβος μιας μηχανής. Ο Μποτρελέ που συνήθιζε σιγά σιγά στο μισοσκόταδο κατάλαβε πως βρισκόταν πάνω σε ένα είδος από βάθρας, και μπροστά έπλεε μια βάρκα. Υχαροκίνητη βάρκα. Όλα αυτά σε ξαφνιάζουν, φτωχέ μου, Ισίδωρα. <laughs> δεν καταλαβαίνει έτσι, δεν είναι. Όπως βλέπεις, η θάλασσα, φτάνει σε κάθε παλίρεια ως τη σπηλιά αυτή. Και έτσι είναι εύκολο να συμπεράνει πως έχω εδώ ένα... έναν αόρατο και ασφαλισμένο όρο. Είμαι πιστό. Κανεί δεν μπορεί να μπει και κανεί δεν βγαίνει. <laughs> και όμω, Ισίδωρα, εγώ βγαίνω. Και θα το αποδείξω. Συνόδεψε πρώτα τη Ραϊμόντ και γύρισε να πάρει και τον Ποτρελέ. Εκείνος δίστασε Φοβάσαι Και να φοβηθώ Να μην μα βυθίσει το τορπιλικό Όχι Τότε αναρωτιέσαι αν το καθήκον σου Δεν είναι να μείνεις με το μέρος του Κανιμάρ Με τη μεριά της δικιοσύνης, Της κοινωνίας Της ηθικής Αντί να είσαι με το μέρος του Λουπέν που σημαίνει ατίμωση, ντροπή, τέσχος Ακριβώς <χεχεχε> Δυστυχώς μικρέ μου η δεν μπορεί να διαλέξεις για την ώρα πρέπει να μας θεωρούν νεκρούς και τους δυο Και να μας αφήσουν ίσυχους Πράγμα που οφείλουν σε ένα μελλοντικό τιμιό άνθρωπο Αργότερα όταν θα σε αφήσω ελεύθερο Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις Δεν θα έχω πια να φοβηθώ τίποτα Ο Μποτελέ πάκουσε και άφησε να τον οδηγήσουν στη βάρκα Μια βάρκα με πολύ παράξενο σχήμα υσဉ်ς τη γέφυρα και κατέβηκα μια μικρή από το μισκάδα μέσα σε μια καταπακτή που έκλεισε πίσω τους Η σκάλα κατέλιε σε ένα πολύ μικρό κουβούκλιο έντονα φωτισμένο Ρέμουν βρισκόταν κι ο Εδώ είμαι, μια ησυχία Ώταν στριμόχτηκαν όλοι στο κενό χώρο ο λυπέν ξεκręμαζε ένα ακουστικό κιδιάταξη Ξέκινησε ρολέ Ο υσίδρος ένας μια παραξενη έστι σαν να κατέβαινε πολύ γρήγορα με τον Σασέρ σαν να έφευγε το έδαφος κάτω από τα πόδια του την αίσθηση του κενού Τη φορά αυτή κατέβαιναν στο νερό και έπεφταν πολύ αργά στο κενό <laughs> Βουλιάζουμε <laughs> Ηρέμησή η τώρα Είναι όσο να περάσουμε από την υπερυψωμένη σπηλιά σε μια άλλη που βρίσκεται πιο χαμηλά και που έχει ανάνοημα στη θάλασσα Μπαίνει κανεί τη στιγμή της σάμποτης Την ξέρουν όλοι που ξαρεύουν θαλασσινά Στάση για 10 Τώρα περνάμε και από μια πιο πολύ στενή διάβαση. Μόλι χωράει το υποβρύχιο. Αλλά πώ γίνεται οι ψαράδες που μπαίνουν στη σπηλιά να μην έχουν δει την τρύπα στην οροφή που επικοινωνεί με την πάνω σπηλιά και να έχουν βρει τη σκάλα που ανεβαίνει στη βελόνα. Η αλήθεια είναι στη διάθεση του πρώτου παριστικού. Λάθο, Ποτρελέ. Ο θόλο τη μικρή κάτω σπηλιά κλείνει όταν κατεβαίνει η θάλασσα με ένα κινητό ταβάνι στο χρώμα του βράχου. Όταν ανεβαίνει η θάλασσα, μετακινείται και ανεβαίνει μαζί τη. Και όταν κατεβαίνουν τα νερά, κλείνει ερμητικά τη μικρή σπηλιά. Έτσι μπορώ να περάσω την ώρα τη παλήρρεια. Ε? <laughs> δεν είναι ωραία επινόηση. Δική μου ιδέα ήταν. Η αλήθεια είναι πω ούτε ο Κέσσερα, ούτε ο Λοδοβίκο, ο 14ο, με δύο λόγια κανεί από του προκατόχου μου δεν μπορούσε να τη σκεφτεί, αφού κανένα του δεν είχε το πλεονέκτημα ενό υποβρυχείου. Τους αρκούσε η σκάλα που κατέβαινε τότε ως τη μικρή κάτω σπηλιά Εγώ αφαίρεσα τα τελευταία σκαλοπάτια και σκέφτηκα το κινητό ταβάνι Ένα ακόμα δώρο που κάνω στη Γαλλία Ραϊμόν Σε παρακαλώ Σβήσε τη λάμπα δίπλα μου Δεν τη χρειαζόμαστε πια Το αντίθετο Βγήκαν από τη σπηλιά του κύκλωσε μια χλωμή αντάβια στον χρώμα του νερού. Η καμπίνα φωτιζόταν από δύο μεγάλα φινιστρίνια και ένα μεγάλο στρογγυλό άνοιγμα στην κουπαστή, από που έβλεπαν τη θάλασσα που τους σκέπασε. Και ξαφνικά μια σκιά γλίστρησε από πάνω του. Η επίθεση ετοιμάζεται. Ο εχθρικό τόλο περικυκλώνει τη βελόνα. Αλλά όσο κούφια και να είναι αυτή η βελόνα, <ΣΣ2> αναρωτιέμαι πώ θα τα καταφέρουν να μπουν. Πήρε το ακουστικό. Να μείνουμε στο βυθό, Σαρολέ. Που πηγαίνουμε. Μα σου το είπα, στο λιμάνι του Λουπέν. Και ολοταχώ έτσι. Πρέπει να προλάβουμε την παλαιή για να ράξουμε. Έχουμε και μια κυρία μαζί μα. Τη στιγμή εκείνη, περνούσαν από μια βραχώδη υποβρύχια πεδιάδα. Στο πέρασμά του, σάλεβαν τα φύκια. Η μαύρη βλάστηση κοιμάτιζε σαν μακριά μαλλιά. Πέρασε μια σκιά. Ποιο φορά. Είναι το τορπιλικό. Τώρα θα ακούσουμε και το κανόνι. Μα τι θα κάνει ο Δικέ Τρουέν. Θα βομβαρδίσει τη βελόνα. Oh. Oh. Α τι κρίμα. Τι κρίμα, ποδρέλε. Που δεν μπορούμε να είμαστε μπροστά στη συνάντηση του Δικέ Τρουέν και του Γκανιμάρ. Η συνάντηση των θαλάσσιων και χερσαίων δυνάμιων. Ε, <laughs> ε Σαρολέ, κοιμήθηκες. Προχωρούσαν πολύ γρήγορα. Αμουδερέ εκτάσει είχαν αντικαταστήσει του βράχου και πολύ σύντομα ήταν τους βράχου τη δεξιά άκρη του ετρετά τη πάνω πόρτα. Τα ψάρια έφευγαν στο περασμά του. Μόνο ένα πιο θαραλέο είχε γαντζωθεί στο πινιστρίνη και του κοιτούσε με τα μεγάλα και ακίνητα μάτια του. Ε, Επιτέλου τρέχουμε. Τι λε για το καριδό τσουφλό μου, ποτρελέ. Δεν είναι κακό έτσι. Να την περιπέτεια του 7 Κούπα Το άθλιο τέλος του μηχανικού Λακόμπ Πως τιμώρησα τους δολοφόνους του Και πρόσφερα στο κράτος τα χαρτιά του Και τα σχέδια του για την κατασκευή ενός νέου υποβρυχίου Ακόμα ένα δώρο μου στη Γαλλία Ε λοιπόν, από τα χαρτιά αυτά κράτησε το σχέδιο ενός μηχανοκίνητου υποβρύχιου Κι έτσι έχει την τιμή να ταξιδεύεις τώρα μαζί Σαν ανεβούμε δεν υπάρχει πια κίνηση. Στην επιφάνεια και κοίταξαν από το άνοιγμα της οροφής Απήχαν ένα μίλι περίπου από την ακτή Επομένως κανεί δεν μπορούσε να τους δει Τότε μόνο κατάλαβε ο Μποτρολέ Με τι λυγκιώδη ταχύτητα έτρεχαν Πέρασαν από το φεκάμπ Και από τα νορμανδικά παράλια χωρίς να σταματήσουν Ο Λουπέν πάντα Και ο Ισίδρος δεν κουραζόταν να τον ακούει τον είχε εγωιτέψει το κέφι αυτού του ανθρώπου Η ευθυμία Η παιδιχότητά του Η ειρωνική του ξενιασιά Η χαρά της ζωής Παρατηρούσε και τη Ράιμό Η κοπέλα δεν μιλούσε Κουλουριασμένη δίπλα στον Λουπέν Κρατούσε Τα χέρια του και τον κοιτούσε Ο Ποτρελέ Πρόσεξε πως τα χέρια της ήταν σφιγμένα Και πως η κλίψη των ματιών τη γινόταν πιο έντονη Τέτοια ήταν κάθε φορά η απάντησή της στα ασία του Λουπέν Θα έλεγε πως την έκανε να υποφέρει αυτή η επιπολαιότητα Αυτή η σαρκαστική άποψη της ζωής Σόμ, so, προκαλείς και Μύρο να γελάς Τόσες συμφορές μπορούν να μας τύχουν ακόμα Απέναντι από τη διέπη αναγκάστηκαν να βυθιστούν Για να μην τους δουν από τις ψαρόβαρκες Είκοσι λεπτά αργότερα έστριβαν προς την ακτή και σε ένα μικρό υποβρύχιο λιμάνι ανάμεσα στους βράχους Άραξαν στην αποβάθρα και ανέβηκαν σιγά σιγά στην επιφάνεια Το Πόρτο Λουπέν Η τοποθεσία απήγε πέντε λεύγες από τη Διέπη Τρεις λεύγες από το Τρεπόρ Και προστατευόταν δεξιά και αριστερά από μεγάλους βράχους Ήταν έρημοι Λεπτή άμος, έστρωνε τη μικρή παραλία Τη στεριά. Ποτραλέ, Ραϊμόν, δώστε μου το χέρι Εσύ, σε ρολέ. Ξαναγύρισε στη βελόνα να δει πώ θα πάνε ο Γκανιμάρ και ο Τικέτρουεν. Και το βράδυ να μου τα πει. Αυτή η ιστορία με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Μποτραλέ αναρωτιόταν με περιέργεια πώ θα έβγαιναν από τον αποκλεισμένο του το κόλπο που ονομαζόταν Πόρτο όταν πρόσεξε στερεωμένα στο βράχο τα σιδερένια σκαλοπάτια μια σκάλα. Μετά τη σκάλα ακολουθούσε ένα στενό και απότομο χαντάκι, σκαμμένο από τα νερά της βροχής που το σκαρφάλωσαν κρατημένοι από ένα είδο σιδεράνια κουπαστή. Ο Λουπάν εξήγησε πω παλιά οι κάτοικοι τη περιοχή χρησιμοποιούσαν ένα μακρινό σκοινί στηριγμένο σε πασάλου και πω αυτό το είχε αντικαταστήσει με αυτό το σίδερο. Μετά από μισή ώρα. Αν εδώ έφτασαν σε ένα οροπέδιο. Κοντά τους φαινόταν μια καλύβα σκαμμένη στο χώμα Που χρυσήμευε για κατάλημα στους ακτοφύλακες Και ακριβώς τη στιγμή εκείνη Φάνηκε ένας τελωνοφύλακας Στη στροφή του μονοπατιού Κανένα νέο γκομέλ Τίποτα αφεντικό Κανένας υποπτές Όχι αφεντικό Όμω Όμως, η... όμως η... τι Η γυναίκα που είναι μοδίστρα στη Νιβιγέτ ναι, ξέρω, ε. η Σεζαρίν. Και λοιπόν, ε, Φαίνεται πω ένα ναυτικό κατασκοπεύε σήμερα το πρωί στο χωριό, Ναυτικό. Ε, και ε, τη φάτσα ε. είχε αυτό ο ναυτικό, Περίεργη. Φάτσα Εγκλέζου. Oh. Oh. Oh. Ε, και τι παράγγειλες στη Σεζαρίν. Να τον προσέχει αυτόν Καλά. Καλά, περιμένω να γυρίσει ω αρολέ σε 2-3 ώρε. Αν με χρειαστεί, θα είμαι στο αγρόκτημα. Και είπε στον Πόταρ συνεχίζοντα συνεχίζοντας τον δρόμο του Είναι ανησυχητικό Να είναι αράγιε ο Αν είναι αυτός έτσι εξαγριωμένος όπως θα είναι Πρέπει να φοβόμαστε τα πάντα Αναρωτιέμαι Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω Ναι Ναι, έχω ένα κακό προέστημα Μπροστά του, ως εκεί που έφτανε το μάτι, απλώνονταν κυματιστά οι πλαγιές. Αριστερά μια ωραία δεντροστοιχεία οδηγούσε στο αγρόστιμα της Νεβιγέτ. Έβλεπαν κι όλες τα χτίσματά του. Ήταν ένα ησυχαστήριο που είχε ετοιμάσει το άσυλο που είχε υποσχεθεί στη Ραϊμόν. Θα παρνιόταν την ευτυχία για ένα παράλογο φόβο. Άρπαξε τον μπάζο του Ισίδου και του έδειξε τη Ραϊμόν που προπορευόταν. Κ όταν βαδίσει η μέση της λίγης ελαφρά Και δεν μπορώ να βλέπω το λίγνισμα αυτό χωρίς συγκίνηση Με όλες αυτή μου είναι συγκινητικά και αγαπημένα Οι κινήσεις της, η ακινησία της Ο ήχος τη φωνής της και η σιωπή της ε, Μόνο το γεγονός πως βαδίζω στα ίχνη των βημάτων της Μου δημιουργεί μια πραγματική ευεξία όποτε λέει. Ξεχάσει άραγε ποτέ που Σίμον Ολουμπέν, θα καταφέρω να σβήσω από τη μνήμη τη αυτό το παρελθόν που αποστρέφεται. Κυριάρχησε στον εαυτό του και είπε με πεισματωμένη αυτοπεποίθηση: Θα ξεχάσει. Θα ξεχάσει. Γιατί, Γιατί θα τη τα έχω θυσιάσει όλα. Τη θυσίασα το άπαρτο καταφύγιο τη κουφιά Βερόνα. Θυσίασα του θησαυρού μου, τη δύναμή μου, την περηφάνεια μου. Θα τα θυσίαζα όλα. Δεν θέλω να με τίποτα πια παρά. Παρά μόνο ο άντρας που αγαπάει ενα έντιμος άνθρωπος αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει παρά έναν έντιμο άνθρωπο Και στο τέλος τέλος δεν θα με ενοχλήσει να γίνω έντιμος Δεν είναι πιο ατιμωτικό από όλα τα άλλα πράγματα Το αστείο του ξέφυγε χωρίς να το καταλάβει Η φωνή του ήταν σοβαρή και χωρίς ηρωνία Και ψιθύρισε με συγκρατημένη βιαιότητα Βλέπει μπω από τις ξέφρυνες χαρές που δοκίμασα στην περιπετειώδη μου ζωή Ούτε μία δεν αξίζει τη χαρά που μου δίνει το φλέμα της Όταν είναι ικανοποιημένη μαζί μου Τότε Τότε νιώθω τόσο αδύναμος Τότε Έχω έχω διάθεση να κλάψω Έκλαιγε Ο λέει είχε τη διέστηση που τα μάτια του είχαν βουρκώσει Δάκρυα στα μάτια του Λουπέν Δάκρυα αγάπη. Πλησίασαν σε μια γέρικη πόρτα στην είσοδο του αγροκτήματος Ο Λουπεν σταμάτησε ένα λεπτό και ψέλισε Γιατί φοβάμαι Σαν κάτι να με πνίγει Μήπως δεν η περιπέτεια της κουφιές φελόνας Μήπως δεν δέχεται η μοίρα τη λύση που διάλεξα Ραϊμόν στράφηκε πίσω ανήσυχη Να είσαι Ζαριν, Πράγματι Η γυναίκα του τελωνοφύλακα έρχονταν βιαστική από το σπίτι Ο Λουπεν έτρεξε προ ο, λοιπόν, τι συμβαίνει. Μιλήστε τέλο πάντων. Η Σεζαρίν τράβλησε λαχανιασμένη. Ένα άνθρωπο. Είναι ένα άντρα στο σαλόνι. Ο Άγγλο που είδατε το πρωί. Ναι, αλλά τώρα είναι μεταμφιεσμένο αλλιώ. Σα είδε. Όχι, είδε τη μητέρα σα. Η κυρία Βαλμερά τον ψάχνει από τη στιγμή που έφευγε. Και λοιπόν. Τη είπε πω έψαχνε το Λουί Βαλμέρα. Πω ήταν φίλο σα. Και μετά. Η κυρία απάντησε πω ο γιο τη είναι σε ταξίδι για χρόνια. Και έφυγε. Όχι. Έκανε σινιάλα από το παράθυρο που βλέπει στην παραλία Σαν να ειδοποιούσε κάποιον Ο Λουπεν φανήκε να διστάζει Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε μια άγρια κραυγή Η Ραϊμούν την άκτησε Είναι η μητέρα σου, την αναγνωρίζω Ο Λουπεν έκανε μια ενστικτόδη κίνηση να την πάρει Για να έλα. την απομακρύνει ε, Έλα, ας φύγουμε, πρόταση Αλλά σταμάτησε αμέσω. Καμένος και αναστατωμένος. Όχι. Όχι δεν μπορώ, είναι απέσιο. Συγχωρέστε με Ραϊμούντ. Με η φτωχή γυναίκα εκεί πέρα... Μείνετε εδώ! Μποτρελέ! Μποτρελέ, μην την αφήσεις! Και όρμησε στο ύψωμα του χτήματος. Έχανε τρέχοντας στο το γύρο του σπιτιού στο φράχτη. Ο Μποτρελέ δεν μπορέσε να συγκρατήσει τη Ραϊμούντ που έφτασε σχεδόν ταυτόχρονα. Εκείνος έμεινε κρυμ πίσω από τα δέντρα και είδε καθαρά τρισάνδρες την έρημη στοιχεία που οδηγούσε από τον φράχτη στο σπίτι. Ο ένας, ο ψηλότερος, περπατούσε μπροστά και οι άλλοι δυο έσαιναν μια γυναίκα που προσπαθούσε να αντισταθεί με εγώ τα πόλη. Άρχισε να λουπώνει Κι όμως ο Μποτρελέα αναγνώρισε τον Χέρλοκ Σόλμς. Η γυναίκα ήταν λυκιωμένη με άσπρα μαλλιά και κατάχρωμο πρόσωπο Πλησίασαν και οι τέσσερις Έφτασαν στο φράχτη και ο Σόμς άνοιξε την πόρτα Τότε ο Λουπέν προχώρησε και στάθηκε μπροστά του Η σύγκρουση φάνηκε ακόμα πιο έντονη γιατί έμεινε αμίλητος Επίσημο σχεδόν Για αρκετή ώρα οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν με τα μάτια το ίδιο μίσος παραμόρφωνε τα πρόσωπά του. Δε σάλευαν Ο Λουπεν είπε τρομακτικά ηρεμός Διάταξε τους άντρε σου να αφήσουν αυτή τη γυναίκα Ο... Όχι. Όχι Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει Πως τους τρόμαζε και τους δυο ιδέα να αρχίσουν την τελειωτική σύγκρουση Και πως και οι δυο συγκέντρωναν τις δυνάμεις τους Και ούτε άσκοπες κουβέντες αυτή τη φορά Ούτε κροϊδευτικές προκλήσει, Μόνο σιωπή μια θανάσιμη σιωπή Η Ραϊμοντ τρελή από αγωνία περίμενε το τέλος της μονομαχίας Μαζί με τον Πότραλέ που την κρατούσε σφιχτά από τα χέρια Σε λίγο ο Λουπεν επανέλαβε Διάταξε τους άντρε σου να αφήσουν αυτή τη γυναίκα Όχι Ο Λουπεν είπε ήρεμα Άκουσε Αλλά δεν συνέχισε γιατί κατάλαβε πόσο άχρηστέ ήταν οι λέξεις Τι σημασία μπορούσαν να έχουν οι απειλέ. Απέναντι σε αυτόν τον κολοσσό υπερηφάνεια και θέληση που ονομαζόταν Σόλους έβαλε ξεφνικά το χέρι στην τσέπη του σεχακιού του, αποφασισμένο για όλα. Ο Άγγλο τον πρόλαβε, όρμησε στην ευμάλωτό του και στήριξε την κάνη του περιστρόφου του στον κρόταφό τη. Ούτε μια κίνηση, Λουπέν. Διαφορετικά θα τραβήξω. Την ίδια στιγμή, οι δύο συνεργάτε του έβγαλαν τα περιστροφά του και σημάδεψαν τον Λουπέν. Αυτό ορθώθηκε. Κυριάρχησε στη λύσα που τον έκανε ένα τρέμει και συνέχισε ψύχρεμα με τα χέρια στι τσέπε. Ακάλυπτο μπροστά στον εχθρό του. Σόλμη, σου το λέω για τρίτη φορά. Άφησε ήσυχη αυτή τη γυναίκα. Ο Άγγλος Κάχασε. Μήπω δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να την αγγίξουμε. Έλα, αρκετά φτάνουν τα Λέγεσαι Βαλμερά, όπω λέγεσαι Λουπέν. Είναι ένα όνομα κλεμμένο, σαν το άλλο του, Σαλμερά. Και αυτή που παριστάνει τη μητέρα σου δεν είναι άλλη από τη Βικτορία. Την παλιά σου συνένοχο που σε μεγάλωσε. Ο Σόλμς έκανε ένα λάθος Είχε παρασυρθεί από την επιθυμία του να εκδικηθεί και κοίταζε τη Ραϊμόντ που δεν έκρυβε τον αποτροπιασμό της μπροστά σε αυτέ τι αποκαλύψει. Ο Λουπέν εκμεταλλεύτηκε την απρονοησία του. Πυροβόλησε με μια γρήγορη κίνηση. Αποκαλύψε ο Σόλμ. Η σφαίρα τον είχε πετύχει στο μπράτσο και του το είχε παραλύσει. Στράφηκε από στους το μα στου άντρε του. Πυροβολήστε το λοιπόν, μα πυροβολήστε ευτέρο! Μα ο Λουπέν είχε ρηχθεί κιόλα πάνω του. Ξάπλωσε τον έναν κατάχαμα με <Στυξε> μια βαθιά στο του και έστειλε τον άλλο να πωλήσει τον φάχτη με τσακισμένη τη μασέλα. Έλα, έλα Βικτωρία, κουνήσουν, τέσσερα του. Για τώρα, τώρα οι δυο μα εγκλέσσε. Ξαφνικά έσκυψε βρίζοντα. <Στυξε> ο Σόλμψ είχε μαζέψει το όπλο του με το αριστερό χέρι και τον σημάδευε. Ακούστηκε ένα πυροβολικό. Μια σπαρακτική κραυγή. Ράιμοντ είχε ορμήσει ανάμεσα στου δύο άντρε μπροστά από τον Άγγλο. Τρίκλεισε, έφερε το χέρι στο λαιμό τη, ορθώθηκε, στριφογύρισε και σωριάστηκε στα πόδια του Ραϊμοντ oh, oh, oh, oh, Γονάτισε δίπλα τη και την έσφιξε στην αγκαλιά του. Πολύ Ακολούθησε ένα λεπτό γενικής κατάπληξης Ο Σόμς φαινόταν εκμυδενισμένος Μετά την ενέργειά του αυτή Η Βικτωρία ψέλισε Κρόμος Κρόμος Οποτελέ πλησίασε την κοπέλα Και έσκυψε να την εξετάσει Όλο που ανεπανέλαβε Με ένα σκεφτικό ύφος Σαν να μην καταλάβαινε ακόμα τίποτα ξαφνικά όμως το πρόσωπό του παραμορφώθηκε Σκαμμένο από το πόνο Το συντάραξε τότε μια κρίση τρέλας Έσξε τις γροθιές του και χτυπούσε τα πόδια του Σαν ένα παιδί που υποφέρει υπερβολικά Φώναξε ξαφνικά σε μια έκρηξη μίσους Και κύμιξε στο Σόμς, τον πέταξε κάτω, τον άρπαξε από το λαιμό Σφίγγοντάς τον σπασμωδικά Ο Άγγλος Ρόμχαζε Χωρίς καν να μυθεί. Το θέαμα ήταν σπαραχτικό. Ο Λουπέν σηκώθηκε Κοίταξε αυτή την οροτευμένη γυναίκα Που τη σκότωσε ο έρωτας Και που κοιμόταν κατάλευκη Τον αιώνιο ύπνο Τότε ο Λουπέν έσκυψε Σήκωσε την εκκρή στα δυνατά του χέρια Και την πήρε στον ώμο του Πάμε διευτορία Πάμε μικρό μου Αντίο, Και λυγίζοντα. Κάτω από το βάρος του πολίτιμου και φρικτού του φορτίου Με τη γρία υπερέτριά του να τον ακολουθεί Έφυγε προς τη θάλασσα σιωπηλός Και χάθηκε μέσα στη βαθιά σκιά του απόβραδου Που πύκνωνε όλο ένα Ήταν μια νυχτερινή συνάντηση με τον Αρσέν Λουπέν μέσα από το βιβλίο του Μωρίς Λεμπλάν «Η Κούφια Βελώνα» Μετάφραση Αλεξάνδρα Φρανγιά Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Γιώργος Κυρίτσης Σπύρος Μαβίδης Γιώργος Κατσάρας Σοφία Κακαρελίδου Μαρία Μαρτίκα Μπάμπη Σελατζάς Ιφηγένεια Αστεριάδου Αφιγιτής, Ο Κώστες Σιμενός Ρύθμις ήχου Δημήτρης Καβακόπουλος Επιμέλεια ήχων Φανής Σιόρη Μουσική επιμέλεια Άλκης Παπαδόπουλος Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία. Θανάση Προυτζόπουλο.